εξηγητικός επίλουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ώστε ο πρόεδρος της δημοκρατίας τον οποίων προφανώς η κυβέρνηση με αυτή την και να υπογράψει μια τέτοια πράγματα. Κύριε πράξη. Πρόεδρε, το άρθρο 1 του, το, ε, του 44 του συντάγματος για την τη αυτό του πρόεδρικού διατάγματος. Ναι, σας λέγω λοιπόν ότι αυτό το άρθρο και η παράγραφος 1 που μου τονίζεται αυτή τη στιγμή λέει αυτά που σας είπα Nein. προβλέπει ότι πράξεις δημοτικού περιεχομένου εκδίδονται σε περιπτώσεις εξαιρετικώς επίγουσας και απρόβλεπτος ανάγκη. αυτό είναι ένα στοιχείο το δεύτερο είναι ο πάρζο 15 του συντάγματο ορίζει ότι η ραδιοφωνία και η τηλεόραση, όχι μόνο η δημόσια και η ιδιωτική όλο αυτό το τσούρμο των εμπορικών δίθεν μέσων ενημέρωση και δίθεν ψυχαγωγίας που από τους και αξιδαΐζουν την κοινωνία όλα υπόκεινται λέει το Σύνταγμα στον έλεγχο του κράτου. αλλά όχι στον έλεγχο του οποιοδήποτε Υπουργού, αυτό πρέπει να το πω στον κύριο Κεδικογλού από αυτή τη θέση. Ο έλεγχος αυτό ασκείται αποκλειστικό λέει επιλέξει το Σύνταγμα, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πρόεδρε, δεν τα, δε τα ξέρουν όλα αυτά. Δεν τα ξέρουν όλα αυτά. Νομική, υπάρχουν στον μεγάλο Η είναι στου ώρε των οικονομικών. Σα πω, δεν τα γνωρίζω. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία δεν μπορεί να το, το αναπτύξει. Κάντε εγώ. μου τη χάρη. <Το> κάντε. κάντε μου τη χάρη στον ελάχιστο χρόνο. Είναι πέρασε ένα χρόνο ακριβώ που είχα τη δυνατότητα λίγα λεπτά στην τηλεόραση. Και μάλιστα τα εμπορικά δεν πηγαίνουν. Αν θέλετε λοιπόν.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 ο γεγονός ότι τόσο σοβαρά ζητήματα δεν αντιμετωπίζουμε με την κρισιμότητα που έχουν γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτή η ημέρα μπορεί να αποβεί από πράγδα ημέρα για την πατρίδα μας και δεν αρκούν οι συναγωνισμοί πολιτική ή συνεχαλησκής ή οποιασδήποτε άλλη.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 Είναι αντικείμενο Από παλιά. Κύριε Πρόεδρε. Μας ακούτε. Θα ε, ήθελα απλώς να σας ρωτήσω. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει το Πανσόφ σε αυτή την δεδομένη στιγμή. Έτσι όπως θα περιγράφετε και βεβαίω έχουμε και την αντίδραση του, του ΠΑΣΟΚΟΚΟΣ ΚΟΜΑ σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που έγιναν Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνει όταν τα πρέπει να είναι τόσο σοβαρά όσο τα περιγράφετε Όσο το παρά είναι και για πρόεδρε που να παρακολουθείτε πασοπ... Θα δούμε την εικόνα έτσι ως η Ιούζη τώρα παρακαλώ να τη δούμε Γιατί τέτοια Ακούστε... συμβαίνονται όσο με το μυαλό μα. Ακούστε αγαπητοί μου Αν θέλετε να ακούτε πράγματα και κυρίως οι ακουρατές και οι που βγαίνουν με Ιηγύνια. Λοιπόν, το πασό και καταρχήν πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα κάποτε πρέπει να μάθουμε ότι ο κάθε πολίτης και πολύ περισσότερο κάθε εκπρόσωπός του έχει την ατομική του ευθύνη και δεν μπορεί να τον καλύψει το οποιοδήποτε κόμμα ή οποιαδήποτε ανακοίνωση και είναι λάθος και είναι η οποιαδηποτε ανακοινωση και ειναι λαθος και η ερωτηση που μου κάνετε να μου πείτε εσύ κύριε Κακλαμάνη τι θα κάνει και τι νομίζει ότι πρέπει να κάνει το Πασόκο Πρόεδρε έχει <κύρω> επαφή και, <τα πίκια>, και <κύρω> σας... εργαζάσουμε <κύρω> τα καπέλα και εσύ που κύριε... εδώ εσύ που θα δούμε θα σας πω λοιπόν εγώ εάν θέλετε να με ακούσετε, ευχαρίστως σα θα ταλάσω τις παρουσίες Πρόεδρε τώρα μαζί σας εγώ λοιπόν σα λέω καθαρά ότι όταν και δυστυχώ πρέπει να μάθουν οι τύχοι αθέατε ότι αυτή η πράξη δεν θα έρθει αύριο στη Βουλή, θα έρθει τον Οκτώβριο. Γιατί το Σύνταγμα προβλέπει την ολομέλεια τη Βουλή για αυτό το θέμα. Και να καταψηφιστεί τότε, εγώ θα το καταψηφίσω, δεν το δηλώνω από τώρα. Δεν βγαίνει τίποτε, αυτά που με θα έχουν συντελεστεί. Πρόεδρε... Καταλάβαμε Πα... πολύ προ το κύριε προ... προ... προ... προ... ναι. Το ΠΑΣΟΚ... Δεν σας ακούει και φοβούμαι ότι δεν με ακούνται. Έχουμε ναι. μια καθυστέρηση, πρόεδρε. Ναι. Ναι. Με τόλα πρόβληση, προ... εγώ μας Το ΠΑΣΟΚ προ... προ... προ... ναι. προ... προ... προ... προ... προ... νομίζω ότι καλώ διακόρισε τη θέση προ... ναι. από αυτή την ενέργεια και οι Υπουργοί που μετέφερε πριν σας ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, δεν προσυπέγραψαν το σχετικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούω και θα ακούσω πολλά, εγώ ξέρω ότι αυτή η χώρα από την άνοιξη του 10, με τζάμπα μαγκιέ, πολλών και διαφόρων, οδηγείται απ το κακό στο χειρότερο. Και το χειρότερο θα ήταν αυτό που θα πω τώρα. Είμαι βέβαιο ότι με οργή θα το ακούσετε το χειρό τα θα ήταν να διευκολυνθούν όσοι θέλουν. Είτε να δραπετεύσουν από τις ευθύνες τους, είτε οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές, να οδηγήσουν στην τελική καθολύστηση. <συσίλω> <συσίλω> λοιπόν, αγαπητοί μου, και επειδή βλέπω εκεί τον αριθμό αυτών που απολύονται, πρέπει να σας πω ότι το πρόβλημα, δυστυχώς, υπερβαίνει, και του εργαζόμενου στην ΕΡΤ. Και το ότι θα γίνεται προσπάθεια, και αυτό έκανε ο κύριος Καθηγητή, mm. να μιλούν για τάχα του τεμπέληδε τη ΕΡΤ. Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι όπω καταλαβαίνετε είναι ότι πρέπει να του ρίξουν και τους λένε, σας να του λένε να γίνω άλλε 2.000 κοντά σα. <Το>, το θέμα είναι μίζον... Ότι αν η ΕΡΤ κλείσει, ο λαό. Όπω χειραγωγείται σε μεγάλο ποσοστό τώρα, θα χειραγωγείται 100% από τα τρία μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα που ελέγχουν σήμερα τη την ενημέρωση του δηλαδή. λαού. Λοιπόν, θα συναγείτε, κύριε Πρόεδρε, βγαίνοντα από το στούδιο τη Μουρούζη, θέλουμε να σα συναγητήσουμε γερ... και να σα πούμε το εξή, ότι βγαίνοντα από το στούδιο τη Μουρούζη, το οποίο σα. Τώρα, οι συνάντησες μας λένε ότι υπάρχει αστυνομία και μας, τα βλέπουμε στα πλάνα μας Είναι και τεχνικοί μας μας εξό... λένε ότι δεν τους επιπλέπεται η είσοδος στο στούντιό μας θα θα ακούω, παρακαλώ. Κάντε και μου τη Μουρούζης. Γένοντας Αφού από το στούντιο τη Μουρούζης θα δείτε Ανέ. μας, τα οποία απαγορεύουν τους εργαζόμενους του τεχνικούς να μπουν στο στούντιο της Σέρφης, στη Μουρούζη, το οποίο σας φιλοξενεί αυτή τη στιγμή. Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, πρόεδρε, αυτό είναι απαράδεκτο. Μην με Παρακαλώ, μην με Τι είναι αυτό το πράγμα. Εφόσον ρωτάτε, πρέπει να σα απαντήσω. Με ακούτε. Πολύ καλά. Θα ακούμε, κύριε Πρόεδρε. Κινέτ, αν ακούει. Πρόεδρε, πρόεδρε, θα εγώ έξω που θα βγω θα καλέσω τον επικεφαλής και να πω ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο. Και να πεις όποιον του έδωσα την δετονή ότι μόνο όσοι θέλουν να δημιουργήσουν εικόνα αυτού που σας είπα πριν, ότι μπορεί αυτή η μέρα να απολυθεί από φάδα ημέρα για την πατρίδα μας. Ας συνεσταθούν όλοι την ευθύνη τους. Από το δικό για να τα από Κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την καθαρότητα για την καθαρότητα των πολιτικών σα λόγου Ξέρουμε ότι εσείς είστε άνθρωπος όχι των πολιτικών λόγο αλλά των πράξεων. Ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβασή σας Πάει για κλείσιμο η ΕΡΤ επειδή έχουν υπάρξει κάποια δημοσιεύματα ότι κυβέρνηση έχει έρθει. Συγχωνεύση με το ΑΠΕ και Μπορείτε να μα δώσετε έρθει. Έχω βαρεθεί να διαψεύδω αυτά τα δημοσιεύματα αυτή τη σήμερα Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και θα επαναλάβω ότι οι μόνοι που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση είναι αυτοί που απαξιώνουν σήμερα τη δημόσια τηλεόραση στα μάτια των Ελλήνων. Ευχαριστώ κύριοι, είμαστε εδώ και ξεκινάμε το δελτίο μας με την είδηση που κάνει τις τελευταίες ώρες τον κύκλο στα δημοσιογραφικά γραφεία και όχι μόνο και στα δελτία ειδήσεων, μιλάμε για τη δημοσίευση πράξη νομοθετικού περιεχομένου βάσει τη οποία δίνεται η δυνατότητα σε υπουργού να προβαίνουν στην αναδιάρθρωση και το κλείσιμο των φορέων που υπάγονται σε αυτού. Επειδή λοιπόν στις τελευταίε ώρε γίνεται πολύ μεγάλο λόγο ότι η σε αυτή αφορά και την ΕΡΤ.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 ε, πέρα από λίγο η πισκυσή και πράξη του νομοθετικού περιεχομένου η οποία εκχωρεί ε, στον αρμόδιο υπουργό τη δυνατότητα να αποφασίζει το κλείσιμο οργανισμών, φορέων ή και δέκο και να διαχειρίζεται έναν την ε, επόμενη κατάσταση, την περιουσία αυτής της εταιρείας, τις συμβάσεις ε, των εργαζομένων και την τύχη. Είναι συνεχώ ένα ερώτημα. Μα τι γίνεται, Πάει για κυλήσει <Κι> Μολιέρ, επειδή έχουν, υπάρξει κάποια δημοσιεύματα <Κι> ότι η κυβέρνηση χωνεύσει με το ΑΠΕ <Κι> και τα λοιπά. Μπορείτε να μα δώσετε Κύριε έχω βαρεθεί να διαψεύδω αυτά τα δημοσιεύματα, αυτέ τι φήμε. δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και ρε. θα επαναλάβω ότι οι μόνοι που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση είναι αυτοί που απαξιώνουν σήμερα τη δημόσια τηλεόραση στα μάτια των Ελλήνων.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 Μέχρι τώρα πολλοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για τέτοιες τομές. Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση. Ξεύσαμε τις Κασάνδρες και όσοι στην και ανάκαμψη και ανάπτυξη με τις του λαού όπως προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός. Αυτά ο Της που πριν από λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό του τον για Brexit, θα από την η συνέχεια ο κ. Γιούνκερ γίνεται δεκτό αυτή την ώρα που τον πρόεδρο τη Δημοκρατία τον Κάρολο Παπούλια, Θα ακολουθεί συνάντηση με τον πρόεδρο τη Βουλή. Ακόμη ο πρωθυπουργό τη Δημοκρατία τη Δημοκρατία αναφέρθηκε στο θέμα τη ΔΕΠΑ και είπε ότι θα επαναπροκυριθεί ο διαγωνισμό. Και ο Γιούνκερ, λίγο πολύ, είπε ότι αν υπάρχει με κάποιο τρόπο παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σταμάτησε εν πάση τη διαδικασία, αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Για να τα δούμε. Λοιπόν, Αντώρι, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώ είναι και θέμα τη επικαιρότητα. Ο κύριο. Γιούγκερ και ο κύριο Σαμαρά λοιπόν, ρωτήθηκαν για την, α, αυτή την ρωσική εμπλοκή, για την ΔΕΠΑ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μεταφέρουμε την απάντηση του Προέδρου του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου και Πρόεδρου του Eurogroup, ενό ανθρώπου που, αν θέλει, η γνώμη του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκεί, λοιπόν, ο κύριο Γιούγκερ είπε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει, να διαψέψει, αν υπήρξε εμπλοκή ή παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα. Τη ΔΕΠΑ, ε, παρέμβαση προ την ρωσική ε, πλευρά. Όμω, και αυτό νομίζω δίνει είναι η φράση που θα πρέπει να κρατήσουμε ότι εάν η, Κομιξου, αν η Κομισιόν ε, παρεμβλύεται, αν υπήρξε λοιπόν παρέμβαση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε θα πρέπει και εκείνη να υποστεί τι συνέπειε. Ε, από εκεί και πέρα, στην ίδια ερώτηση. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι όλα έγιναν όπω έπρεπε από ελληνική πλευρά. Ε, μέχρι πριν από λίγε μέρε, είπε χαριστικά ο κ. Σαμαράς, δεν υπήρξε τίποτα, κανένα δεν υπήρχε κανένα ζήτημα, κανένα πρόβλημα. Yeah. Δεν έχουν να κάνουν με τα όποια ζητήματα. Ο διαγωνισμός θα επαναπροκυριθεί πολύ σύντομα. Μάλιστα, δεν άσχησε κριτική και σε όσου βρίσκονται απέναντι στις αποκρατικοποιήσεις. Yeah. Χαρακτήρισε αστιότητες ο κ. Σαμαράς. Τα, ό, ό, όσοι, τα όσα συνδέουν τα το συνδέα του αυτές την ρωσική εμπλοκή με τη λήψη νέων μέτρων. Και μάλιστα, χαρακτηριστικά. Ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η προσφορά από την Αζέρι σοκάρ για την Δέσφα και σημείωσε και το πόσο μεγάλη σημασία είναι για την ελληνική οικονομία, ο αγωγό TAP που φαίνεται ότι με την πρόταση αυτή εκ μέρου τη κρατική εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν ανήκει ο δρόμο και για τον Τάπ να περάσει μέσα από την Ελλάδα. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη άμεση ξένη επένδυση, 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ αντόνη και με πάρα πολλέ χιλιάδε τη ε, άμεσα. Αυτά ω προ τα δύο. Αυτά σημαντικά κομμάτια... Ευχαριστούμε και για το Διεθνές Βεσματικό Ταμείο, έτσι, και αυτά διαφόρθηκαν τελευταίο καιρό και έλαβες ποια απάντηση. Ρωτήθηκε, ναι, ρωτήσαμε και τους δύο Πρωθυπουργούς για αυτήν την κόντρα. Ο κύριος Γιούνκερ μας είπε ότι βεβαίως κανείς δεν είναι αλάθαστος, υπάρχουν λάθη, υπήρξαν λάθη, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα έπρεπε να επιτευχθεί ο στόχος η Ελλάδα να παραμείνει στο Ευρώ και αυτό Έγινε, αυτό μα είπε ο κύριο Γιούνκερ. Από εκεί και πέρα, ο κύριο Σαμαρά ε, είπε ότι τα λάθη, αυτά τα λάθη τα οποία αποκαλείται το Διεθνέ Περισματικό Ταμείο, διορθώνονται εδώ και ένα χρόνο και διαφωνεί άλλωστε και με το πρώτο μνημόνιο αυτό είχε καταγραφεί. Αυτό είπα ο Πρωθυπουργό. Βεβαίω, θα πρέπει να κοιτάμε μπροστά και δεν θα πρέπει να κρεμίσουμε την αξιοπιστία του με τόση τη θέση πολίτε έχουν χτίσει όλο αυτό το διάστημα. Σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργό. Από εκεί πέρα, Αντώνη, το κλίμα, περί το να πω, ήταν ιδιαίτερα καλό, ήταν θερμό, θα έλεγα ο κύριο και είναι γνωστός για όλες αυτές τις θέσεις υπέρ της χώρας μας που έχει πάρει το τελευταίο διάστημα όταν ακόμα και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα αυτό σημείωσε και ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση σημείστησαν για πάρα πολλά ζητήματα τόσο για την πορεία του ελληνικού προγράμματος Φεύγω... Πιο αισιόδοξο είπε χαρακτηριστικά, ο Φραντυπουργός του Λουξεμβούργου. Συζήτησαν και για τα Ευρωπαϊκά και για την Τραπεζική Ένωση. Μάλιστα, εδώ ο κύριος Λιούκερ προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει συγκεκριμένα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργία των νέων που θα έχουν ως στόχευση τη χώρα μα Και μάλιστα ζήτησε από τους Ευρωπαίους στο... Στο Συμβούλιο Κορυφής που θα γίνει στα τέλη Ιουνίου να υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση ώστε τα περισσότερα τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ που θα κατευθυνθούν για την. Κατά πολέμηση ανεργία των νέων να έρθουν στην χώρα μα. Αυτό είναι το κλίμα. Εδώ αμήν, <συσίλωσαν> πρέπει να σου πω ότι από λεπτό σε λεπτό ο κύριο Γιούκερ θα μεταβεί στο προεδρικό μέγαρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία τον Καρολ Παπούλια και βεβαίω να λάβει και μία ρόδο στο σενάριο. Δεν έχει η θα ακούσουμε από σπάσματα των όσων είπαν, Είναι έξω και πέρα από μας αυτά τα προβλήματα. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα άλλο. Θέλω όμω να πω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει μία αξιόλογη προσφορά και ελπίζω να είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν ανοιχθεί αύριο μες αύριο, από για την πλευρά της Δέσφα που φαίνεται ότι αυξάνει και τις πιθανότητες που έχει η Ελλάδα να κερδίσει την άλλη τεράστια υπόθεση που λέγεται πάντα. θα ενώνει αυτός ο αγωγός Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία Θέλω να παραλάβω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν να γίνει καμιά αποκρατικοποίηση στην Ελλάδα Αυτή είναι απέναντί μας Αυτή τη μια μας κατηγορούν επειδή κάνουμε αποκρατικοποίηση. την άλλη μας κατηγορούν με το πρώτο εάν οποιοδήποτε πρόβλημα μικρό ή μεγάλο δει μπροστά στους αποκρατικοποίησεις Και θέλω να πω ότι έχουν ακουστεί μέχρι και αστιότητες ότι λόγω αυτής της όποιας προσωρινής απλοκής θα υπάρξουν νέα μέτρα. Ε, αυτά είναι αστιότητες. Θα ξαναπροκυρηθεί λοιπόν όπως ελέγχει πριν από λίγο στο του Πρωθυπουργού διαγωνισμούς για τη ΔΕΠΑ μετά από την απόσυρση του ενδιαφέροντος από την Γκάζ Μπρουμ. Με το ΔΕΣΑ υποβλήθηκε μία προσφορά από την Αζέρικη Σοκάρα. Επιστήμω, οι Ρώσοι λένε, υποστηρίζουν, πως δεν έλαβαν επαρκείς εγγυήσεις για το τι θα παραλάβουν από πλευρά οικονομική κατάσταση τη ΔΕΠΑ. Από πηγέ στη Μόσχα διαδίδεται ότι πιθανώ η ρωσική εταιρεία διέβλεψε πως θα επίθετο. Θα ετίθενε το αυτηθεί όρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ξαβαρά. Ο Στέγιο τα βρίσκει στο Ταϊπαίδα ανέφερε πω είναι προφανέ ότι μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή καιρό υπήρχαν κάποιο την ενοήσει που ήθελαν την Gaz Prom να μην συμμετάσχει. Ακόμη είπε ότι το Ταμείο είχε δεσμευθεί απέναντι στην GAS Prom για την κάλυψη 180 εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα που επήγαν προ τη ΔΕΠΑ. Για να βάγει ο κάνει λόγο για την πολιτεύω. Θα το δούμε όλα με του συναδέλφου, πάλι με το Γεντροπή θα μιλήσουμε ότι είναι πεθάνει το γύρο Παντελάκι. Τώρα το ρορτάζω όμω για την απόσταση του ενδιαφέροντο από του Δηλόρου. Δεν είμαστε έτσι, ναι. Πάμε, να μεσένα πάλι. Είπαμε προηγουμένως τι υπόθηκε, τι άλλο γνωρίζουμε από τις κυβερνητικές Αδόνι, αυτό που λένε στην κυβέρνηση είναι ότι η ελληνική πλευρά έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Έκανε τα πάντα με διαφάνεια, με νομιμότητα. Όλα τα χαρτιά ήταν ανοιχτά εδώ και πάρα πολύ καιρό στο τραπέζι. Μα λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγέ. Και από εκεί και πέρα, την απόσυνση του ενδιαφέροντο από πλευρά Γκάσπρομ την ερμηνεύουν στην κυβέρνηση ω μια υπαναχώρηση τη τελευταία στιγμή πιθανόν στο, πρόεδρο, στο παρασκήνιο να υπάρχουν αν θέλετε και πιέσει από πλευρά Ευρώπη ε, για την Εστίν Κάσπρο στο επίπεδο ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Υπάρχει μια τέτοια εικόνα, μια τέτοια αίσθηση ότι μπορεί να υπήρχε πρόβλημα, μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Από εκεί και πέρα ο διαγωνισμό θα επαναπροκηρυχθεί. Αυτό το ακούσαμε ούτω ή άλλω πριν από λίγο και από τον κ. Σαμαρά. Ο διαγωνισμό θα επαναπροκηρυχθεί. Το θέμα είναι με το κενό που είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο και προϋπολογιστεί για φέτο από αυτή την πώληση από την αποκρατοποίηση της ΔΕΠΑ. Στην κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ότι αυτό το κενό θα μεταπερθεί για την επόμενη χρονιά όταν και θα επαναπρο... επαναπροκυρηθεί ο διαγωνισμός. Δεν θεωρούν ότι θα θέσει την τρόικα ζήτημα και κάποια διαφωνία σε αυτό το θα πάει για το 14, το δεχτήτρο, ή αυτό. Ναι, στην κυβέρνηση ναι, θεωρούν... Πριν από λίγο το είπε και κυβερνητικός που μου λένε εδώ τα πρακτορία, αλλά δεν επιβεβαιώνουν τα Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι σε αυτό το ζήμα θα πρέπει να ριτανέψει λογική και ψυχραινία και νομίζουν και θεωρούν ότι... Γιατί μειον ένα δις σημαίνει πρόσφετα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός θα παίξουν σε πέρα πόλη. Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρούν αυτό. Το κενό θα, είναι, θα πάει για το, την επόμενη χρονιά και βεβαίως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν κυβερνητικέ πηγές που μας λένε ότι και το τίμημα, εκτιμούν γιατί ακόμα είναι εκτίμηση, και το τίμημα από την αποκρατικοποίηση της ΔΕΣΦΑ θα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Άρα και αυτό θα είναι μία ακόμα παράμετρος που θα μπορεί να συνυπολογιστεί σε όλο αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα. Θεωρούν ότι ό,τι έπρεπε να κάνουν το έκαναν, το κλίμα έχει αλλάξει και πιστεύουν ότι μόλις επαναπροκυρυχθεί ο διαγωνισμός τότε θα έχουμε νέα θετικά αποτελέσματα, θα έχουν θετικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει ανησυχία, αυτό είναι που βγαίνει για να το πω έτσι συμπερασματικά, δεν υπάρχει ανησυχία από τη στιγμή στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι μπορεί να υπάρξει ζήτημα η Τρόικα να εγείρει θέμα για αυτό το κενό. Θα πάει για του χρόνου διότι δεν οφείλεται σε αυτή η εμπλοκή, αυτή είναι η θέση τη ελληνική κυβέρνηση. Αυτή τη θέση θα παρουσιάσω στην Τρόικα κάτι, κάτι που μέχρι τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε με τι προφορέ που έχουμε. Η Τρόικα δεν έχει εγείρει κάποιο ζήτημα μέχρι και την ώρα που μιλάμε mm. για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ Γιάννη. Είμαστε έτοιμοι να δούμε δηλώσει του Πρόεδρου του Ταϊπέδου. Δεν το ε, περιμέναμε, δεν υποστήκαμε σοκ. Το γεγονό και με ζήτησε δεν εμφανίστηκαν. Συνολικά. Δεν εμφανιστήκαν οι Ρώσοι συνολικά. Ούτε η Γκασπρόμ, ούτε η συντέζη δεύτερη εταιρεία που είχε δηλώσει ότι θα έρθουν προσφορά για τον συνεπέ. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εμεί πείσαμε του Ρώσου και εμεί, σαν τα Ιπέ, που κάναμε όλη τη διαπραγμάτευση, γιατί τη διαπραγμάτευση δεν την έκανε κανένα άλλο μόνο εμεί, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση, ότι οι Ρώσοι ήταν καλοδοκούμενοι. Από εκεί και πέρα μα έγιναν εύσημα την περασμένη εβδομάδα για τον τρόπο που χειριστήκαμε το, το θέμα και τελικώ αποφάσισαν να μην κατέβησαν. Τη Λίνα να θα μιλήσουμε, να δούμε τι λέει το Πασόκ και Δημοκρατική Αριστερά, Ναι, Αντώνη, για αρνητική εξέλιξη μιλούν στο Πασόκ, δυσάρετη εξέλιξη χαρακτηρίζουν την αποχή ε, της Γκάς from από την απόκτηση της ΕΔΕΠΑ. Ξητούν από το Πασόκ να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, ήταν λένε από την Ιπποκράτηση μια απόφαση. Και θέλουν θέμα χειρισμών τη ε, κυβέρνηση και περιμένουν ενημέρωση εκτενή στην προσεχή συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, όπου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο το θέμα των αποκρατικοποιήσεων και το θέμα τη αναδιάρθρωση του δημοσίου. Για αρνητική τροφή μιλούν και στην δημοκρατική αριστερά, το θέμα τη αποκρατικοποίηση τη ΔΕΠΑ και είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητούν στη συνεδρίαση τη εκτελεστική επιτροπή, Αντώνη. Μάλιστα. Ευχαριστώ απάνω στην Γερμανία Παντελάκια να δούμε τη λέω σαν. Στο σήμερα, λοιπόν, μιλούν για ένα βάγιο, το οποίο επιβεβαιώνει στο δική κριτική που έχει ασκήσει η κουμτού στην πολιτική εκποίηση τη δημόσια περιουσία από την δικαιωματική κυβέρνηση. Λένε μάλιστα ότι αγίνονται μια σειρά αποκρίσιμα εθνικά ζητήματα. Γιατί το ζήτημα ότι κάθε ενδιαφέρουμε ήταν η Ρωσία, είναι, Ρωσί, είναι Αζερμπαϊτάν, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση είτε είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Στόχους. Ο μόνος που δεν υπερασπίζει τα συμφέροντα της χώρας για το οποία εκλέθηκε να το προασπίσει είναι η ελληνική πλευρά που εφαρμόζει άκρητα μια άνευ όρων τη δημόσια δημόσιας περιουσίας. Το διαβλέπουν επίσης ότι έρχονται νέα μέτρα. Αναφέρουν χαρακτηριστικά. Εκτιμούμε ότι η Τρόικα και η κυβέρνηση θα επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν επικοινωνιακά τις εξελίξεις για να επιβάλλουν νέα μέτρα λιτότητα στον ελληνικό λαό. Το γνωστό ψευτοδήλημα ιδιωτικοποιήσεις ή νέα μέτρα θα χρησιμοποιηθεί για μία ακόμη φορά για να εκβιαστεί εκείνη η κοινή γνώμη και να δεχθεί αδιαμαρτύρητα την επιβολή νέων μέτρων. Συμπληρώνω από την Κουμουδούρο ότι υπάρχει επιχείρηση απάντηση με κοντά όμω ποδάρια. Οι και η πολιτική λιτότητα είναι αλληλοσυμπληρούμενε και αλληλοτροφοδοτούμενε. Η κυβέρνηση πρέπει να πάψει να λειτουργεί, λένε ω αδέλφη ειφερόντων και πλασίκη εμβολήματο στι δημόσιε και Έπρεπε να προχωρήσει στην ανάταξη τη εθνική οικονομία, χρησιμοποιώντα ω μοχλού κομβικέ επιχειρήσει όπω είναι η ΔΕΠΑ και η ΔΕΣΜΑ. Εγώ ευχαριστώ. Τώρα θα δούμε σε αυτό το σημείο τι απάντησε στο ερώτημα του Πρωθυπουργού και του Γιον Κέρ για τα όσα ελέγχθησαν από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο περί του προγράμματο το οποίο επιβλήθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Του προγράμματο του Μνημονίου. Τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε μια εντυνόμενη κόντρα διαμάχη τόσο του μεταξύ τη Ευρώπη και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ελληνικό πρόγραμμα. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο και τον δύο σα για αυτή τη διαμάχη βεβαίω. Εάν αυτή η κόντρα μπορεί να έχετε κάποια αποτελέσματα για τη χώρα μας αν υπάρξει πε -πε -πε περιθώριο βελτίωσης του προγράμματος μέσα από αυτή τη διαβάση. Εγώ έχω συνήθεια, <συνήθεια> να μην <μείνει> εμπικρίνω ποτέ <συνήθεια> εκείνους οι οποίοι ε, ε, κάνουν πρόοδο όσον αφορά την αυτοκριτική τους. <συνήθεια> Ωστόσο, <συνήθεια> είναι αλήθεια ότι... <συνήθεια> Τα θέματα τα οποία έφυξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι σημαντικά, εγώ... Ποτέ δεν πίστεψα ότι ο τρόπος με τον οποίο το Eurograph, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Τομείο δεν πίστεψα ποτέ ότι αυτή η διαδρομή ήταν αλάμφευτη. υπήρχαν λάθη Ποιος δεν θα είχε κάνει λάθη δεδομένης της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Αλλά πρόκειται για μία συζήτηση η οποία ναι, είναι απαραίτητη, αλλά... <CDE1> κατά τη γνώμη μου ένα συμπέρασμα μπορεί να προκύψει από το αυτό το ότι κανείς δεν είναι αλάμβαστος και όλοι μπορούν να κάνουν λάθειος προς την κρίση τους πιστεύω ότι και εμείς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι όσον αφορά τι προοπτικές πρόοδου της ευρωπαϊκής και της ελληνική οικονομίας και υπήρξε υπερβολική αισιοδοξία όσον αφορά τις προοπτικές που πιστεύαμε ότι εμφανίζονται στον ορίζοντα. Όλοι λοιπόν ας επιδείξουμε αυτοκριτική διάθεση και ας θυμηθούμε ότι αν και υπήρξαν λάθη στη διαδρομή θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην τα επαναλάβουμε. Ωστόσο θέλω να πω ότι τα βασικά έχουν γίνει, έχουν επιτευχθεί δεδομένου ότι καταφέραμε να αποφύγουμε την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη Ελλάδες. και την παραμονή στο κοινό μας νόμισμα ε. Αυτό είναι το, θεω... το θεμελιώδες και παρά ε. τα λάθη τα οποία έγιναν νομίζω ότι το βασικό αποτέλεσμα επετέχθη ε. Περιμένουμε να πληρηθώ στα συμφωνηθέντα για τα το ασφάλματα του πρώτου μνημονίου γνωρίζετε τα επεσήμανα πρώτος δεν έπεσε από τα σύννεφρα. Ήξερα και το είχα πει σημανει ότι ήταν συνταγή Αλλά αυτό δεν σημαίνει Ότι τώρα που η κατάσταση στην Ελλάδα αλλάζει Ότι θα γυρίσουμε πίσω Και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το χθε Αντί με το αύριο Αυτά ήταν λάθη τα οποία σήμερα Μαζί με τους σε εταίρους μας διορθώνουμε Έγιναν ήδη πάρα πολλά τα επιτόκια, για να πω ένα παράδειγμα, είναι σήμερα στο μισό από ό,τι ήταν το 2010. Το χρέος έχει κουρευτεί σημαντικότατα. Οι αποκρατικοποίησεις, οι οποίες εξαρχής επέμενα, προχωρούν κανονικά. Οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες πηρήξαμε, έχουν επίσης δημιουργήσει συνθήκες για πρόοδο και ανάπτυξη. Επομένως αυτά τα λάθητα που είχαν επιστηματικές σήμερα διορθώνονται. Αλλά αυτήν την αξιοπιστία που κερδίσαμε. Αυτή τη σταθερότητα που αποκαταστήσαμε. Το γεγονός ότι τα δυο μαζί αξιοπιστία και σταθερότητα μας βάζουν σε μια τροχιά εξόδου από την κρίση για να βγούμε από την κρίση μια ώρα νωρίτερα. Τώρα δηλαδή που βλέπουμε φως μπροστά μας, δεν θα επιτρέψω να ξαναγυρίσουμε πίσω στα σκουτάδια που αφήνουμε πίσω μας. Ο κάθε ο οποίο αγαπάει τον τόπο του πρέπει να ασχοληθεί με τα κορυφαία προβλήματα του τόπου του που είναι πάνω απ' όλα η έξοδος από την κρίση. Αυτό κάνουμε και η και όλοι με τον προσφορμό του Λουξεμβούργου εκεί ακριβώς επικεντρώθηκε στο πώς θα μπορέσουμε με συγκεκριμένο βηματισμό να βεβαιώσουμε και τον ελληνικό λαό για τους Ευρωπαίους οι οποίοι μα παρακολουθούν ότι η Ελλάδα με ασφάλεια βγαίνει από αυτό το τούνελ. Το οποίο έχει κοστίσει πάρα πολύ ακριβά και θυσία στον ελληνικό λαό. Και από εδώ και πέρα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό που λέγεται ανάκαμψη, ανάπτυξη, το οποίο είναι και ο καινούριο ευρωπαϊκό πλέον σχεδιασμό. Η μεσαξέλεξη, η συνάντηση τη Τρόικα, η διαβουλεύση τη Τρόικα με τον υπουργό του κύριο Χαρζηδάκη, τον κύριο. υπουργό ανάπτυξη. Σε λίγο θα έχουμε νέα από κ. Το σημείο καμπής τη διαβολεύσεις με την Τρόικα είναι οι απολύσει από το δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώδης Μανιτάκης ενημέρωσε τους δανειστές πως η απόφαση για του φορείς που θα συγχωνεθούν ή θα καταργηθούν θα ληφθεί από τους πολιτικούς αρχηγούς. Παράλληλα, προωθείται ρύθμιση με την οποία όσοι πρόκειται να τεθούν σε διαθισμό θα μπορούν να εξαγοράσουν έως τρία πλασματικά χρόνια και να πάρουν μειωμένη σύνταξη. Επίταση χρώμου ζήτησε από την Τρόικα ο Αντώνη Μανιτάκης για το νέο πρόγραμμα διαθεσιμότητας 12.500 υπαλλήλων, καθώς δεν έχουν συγκεντρωθεί ακόμα όλα τα στοιχεία για τους φορείς κάτω από τη Γενική Κυβέρνηση. Πόσον αφορά τις άμεσες απολύσει από τις καταργείες των οργανισμών, παρέφευξε στον Πρωθυπουργό, δηλώνοντας πω από την πλευρά του Υπουργείου η μελέτη κομπιμότητας είναι έτοιμη. Η μελέτη σκοπιμότητας για την κατάργηση 20 οργανισμών είναι έτοιμη και έχει φύγει από το Υπουργείο. Η εφαρμογή της είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Η τραπέζι έπαιξε και το πρόγραμμα ειθελούς και συνταξιοδότησης που δώστηκε σε δημόσια διαβούλευση. αφορά μόνο όσους πεθόν σε διαθεσιμότητα. Αυτοί θα μπορούν να εξαγοράσουν 3 οι... πλασματικά χρόνια ή να εξαγοράσουν 2 χρόνια και να μείνουν για 12 μήνες με μισθό διαθεσιμότητα. Το κόστος για του εργαζόμενους υπολογίζεται περίπου σε 11.000 ευρώ για την τριετία, καθώ θα πρέπει να πληρώσουν και τι εργοδοτικέ τις φορές για το επικουρικό, το εφάπαξ και τα μερίσματα, δηλαδή τα 21,67% των συντάξιμων αποδοχών του. Τα χρόνια που θα εξαγοράσουν θα μετρήσουν μόνο για τις συμμελίωση του δικαιώματο σύνταξη και όχι για την αύξηση του ποσού τη σύνταξη. Πάντω, όσοι φύγουν με εξαγορά χρόνων θα συνυπολογιστούν στι 15.000 απολύσει. Όταν αναγκάζεται, όμως, με απόφαση τη κυβέρνησης να φύγει από την υπηρεσία του, τότε ο φίλος Σερκοδότης του κράτου, σαν πράγματι, αισθάνεται ότι είναι ένα και πρέπει να τον υπερασπιστεί, ότι πρέπει να του κληρώσει αυτά που κληρώνει αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους. Και όχι να κληρώσει στον, ε, ε, στο, στον ίδιο του. Στο υπουργείο Εργασίας θα προσληφθούν τελικά οι επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την Αγροτική Τράπεζα που είχαν προσληφθεί στο ΊΚΑ αλλά απολύθηκαν μετά από απόφαση του ΕΦΕΚΙΗΣ. Επίθεσα στα κόμματα της Εγκυβέρνησης τα οποία κατηγόρησε ότι μοιράζουν το κράτος σε σφέρες επιρροής εξαφένει ο Αλέξης από τον Οπότε παρουσίασε τι θέσει του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημόσια οίκηση και την αυτοβίγηση του Γίνοντα που αντάξα τον πάρει τον πόλεμο. Συνδεύει το είπε χαρακτηριστικά ότι επιχειρούμενο τα κόμματα στην κυβέρνηση να διαμορφώσουν έναν δημόσιο τομέα μικρότερο με ένα αριθμό υπαλλήλου, πολύ όμω ισχυρότερο στην επιβολή του ακραίου μοντέλου τη αγορά. Μίλησε επίση για μια προπαγάνδα κατασυρφάνη στα τελευταία χρόνια, του δημόσιο τομέα του ρόλου και τη χρησιμότητά του. Είδα επίση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αγορανται ένα δικαιοδικό σύστημα δημοκρατικό που θα υπηρεθεί θα θέλετε νόμου και συ. Στι προτάσει που κατέθεσε ο Αλέξη Τσίπρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, χθε στον Άφλιο για το δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αποκέντρωση κράτου με ισχυρή αυτοδιοίκηση, δημιουργία κοινωνικού κράτου, ανάσχεση των ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων για την παραγωγική ανάταξη τη χώρα, δημοκρατική αναδιάρθρωση του δημόσιου και μια νέα σχέση εμπιστοσύνη κράτου και πολιτών. Να ακούσουμε απόσπαστο. Άλλωστε την ίδια στιγμή που κατηγορούν το πελατιακό κράτος που ήδη δημιούργησαν οι τρεις συγκυβερνήτες του τόπου διοικούν με το εξής σύστημα 4-2-1 Όχι δεν πρόκειται για κάποιο σύστημα ανάπτυξης ποδοσφαιρικής ομάδας πρόκειται για το σύστημα νομής της εξουσίας 4 το κόμμα του κ. Σαμαρά 2 το κόμμα του κ. Βενιζέλου 1 το κόμμα της υπεύθυνης αριστεράς του κ. Κουβέλου Μοιράζονται, δηλαδή, τα ρουσπέτσια, τι προσλήψει τη στελέκωση του κράτους ανάλογα με τη δύναμη ή με αυτό που εμπάς περιπτώσει αποφασίσαμε. Πρόκειται για μια πρωτοφανή πατέντα που από το πελατειακό κράτος να πάει ένα ακόμα βήμα πίσω. Στο κράτος λάφυρο. Λάφυρο της εξουσίας. Χωρίζοντας το κράτος και τη διοίκηση σε τρει σφαίρες επιρροή. Πόσα δηλαδή και τα κόμματα τη συγκυβέρνηση. Θα πάμε. Σε αυτό το πρωί, η πλατεία, της, η πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη θύστηκε από την κλιμάκωση τη βία. Εθνιευθυντική και σαρατική ήταν η πόρτα των δυνάμεων τη αστυνομία. Σκοπό ήταν να απομακρύνουν τα φράγματα και πανό που ήταν εκεί 11 μέρε στο κέντρο τη πλατεία. Προγήθηκε τελεσίγραφο να απομονώσουν οι διαδηλωτέ στα ακραία στοιχεία και να μετακινηθούν από την Ταξίμ προς το Εγγεζή, το πάρκο Γκεζί που είναι δίπλα. Θα δούμε τα ρεπορτάζ και μετά θα μιλήσουμε με τη Μαριάν Αφερετή ω πόλη. Είναι εντολή να απομακρύνει ορίσκεψά τα δηλατές από τα με εκατοντάδε τάδες μέλη των του δυνάμεων. της δράση. Η επιχείρηση Αστραπή που είχε στόχο να εθνίδει του τους κατέληξε απροσδόκητα. Σε μάχη σώμα με σώμα. σε και κοβόμπα μονώτας και I saying, in the past few minutes, police now moving towards the line. I would expect a lot more to put the on. The chat mark back to charges that are very bright like they like so the aim of that is to disorientate the potentially who are down there. If you are ο κυβερνήτης της Κωνσταντινόπολης του ΣΕΗ να βυρνει λόγια στρίνησε ότι η χαρροφική επένταση είχε από την οριστική καταστολή των παρανομών όπω τόνησε διαδηλώσεων και την των και αντικυβερνητικών. συμβόλων από το μνημείο τα Τούρκ. προκάλεσε η δήλωση του ότι οι Οι getirden polis aracından, anons aracından... Gezi Parkına şekilin, Gezi Parkına herhangi müdahale olmayacak şeklinde anonslar yapıldı. Ancak harbiye yönündeki olaylar var. <gülüyor> Μετά την προηγουλήση το τον και οι διαδηλωτέ θα πληρώσουν το τίμημα, ξέσπασαν οδομαχίες ακόμη και στη γειτονιά και η μύτη της άγκυρας, η οποία έχει μείνει ανεπηρέασεις από τα επεισόδια των τελευταίων 11 ημερών. Πάμε στα Ριάρα αυτή την ώρα επικρατεί ησυχία ότι βλέπουμε τις εικόνες φυντάξιν, δεν είναι. Ναι, γιατί ακούω. Ναι, είναι η κατάσταση του στόνατος. Α, ε, ναι, ε, λοιπόν, ε, η κατάσταση τώρα έχει ηρεμήσει στην πλατεία Ταξίμ. Πέρα από από του διαδηλωτέ που βρίσκονταν στην πλατεία, σύμφωνα με πληροφορίε, μα έχουν καταφύγει στο πάρκο Γεζί, το οποίο ο κυβερνήτη ε, δήλωσε ότι δεν πρόκειται ναι. να πειράξει. Ε, έχει αυξηθεί, λοιπόν, ε, ο αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται στο πάρκο, εκεί επικρατεί ηρεμία και είναι ε, ουσιαστικά ένα ασφαλέ μέρο, mm. ε, αλλά έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμό Τώρα πριν από ορισμένα λεπτά, ε, ο, ο Πρωθυπουργός Σωταί Περντογάν, ο οποίος βρίσκεται στην Άγκυρα μιλάει στην ε, κοινοβουλευτική του ομάδα και ε, ε, κάνει ανάλυση των ε, διαδηλώσεων στη, στο Πάρκο Γκαιζή. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ε, ότι επεθυνείται επιθυν, με μεγάλο ενθουσιασμό από τους βουλευτέ τους, οι οποίοι τον διακόπτουν συχνά, για να τον χειροκροτήσουν και να φωνάξουν θύματα υπέρ του. Ο Ερντογάν κατηγορεί, όπω το συνηθίσαμε εδώ και μερικέ μέρε, του εχθρού τη χώρα, του εχθρού τη κυβέρνησή του, δηλαδή τα μέσα ενημέρωση. Τα ξένα και τα εντόπια, τα μέσα κοινωνική δικτύωση, του ξένους κύκλους όπως λέει που θέλουν να υπονομάσουν την ανθούσα οικονομία της χώρα του. Διαχωρεί τους διαδηλωτές της πλατείας ταξί με εκείνους που αγαπούν το περιβάλλον και σε εκείνους μάλλον που αγαπούν το περιβάλλον και στους περιφερειακούς, στους ταραξίες, αυτούς το ε, Διαβεβαιώνει το κόμμα του ότι δεν είναι ε, όπω τον κατηγορούν ε, ένα κόμμα που κρίνεται ε, που, που ε, κάθε, κάθε τέσσερα χρόνια στην κάλπη, αλλά είναι ένα κόμμα που ενδιαφέρεται για μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για ολόκληρη την επαρχία, για όλε τι επαρχίε τη Τουρκία, όπω είπα, γιατί είναι ένα κόμμα πραγματική δημοκρατία. Τώρα, μια τελευταία, ε, τελευταία είδηση που είχαμε ήταν ότι. Κατά τι οδομαχίε, όπω αναφέρατε και προηγουμένω, χρησιμοποιήθηκαν μολότοφ κοκτέιλ. Υπήρξαν διάφοροι κουκουλοφόροι οι οποίοι πετούσαν τα, τα κοκτέιλ αυτά. Όμω, πριν από λίγο, είχαμε ανακοίνωση από την πλατεία, από, την, από το πάρκο Γκεζίν, από την, από την πλατφόρμα και είπαν ότι οι διαδηλωτέ εκείνοι που εμφανίζονται να πετάνε μολότος κοκτέιλ, είναι, να, ναι, είναι προβοκάτος, ότι δεν έχουν να κάνουμε με το Σοσιαστικό Δημοκρατικό Κόμμα του οποίου έφεραν τα διακριτικά πάνω oh, so, okay. τους. Okay. Αρύσουμε, δεν ξέρουμε ποιοι. Ο Ερντογάν θα δει την προσωπία τους. Αύριο, ναι. Αύριο, καλώ ο των πραγμάτων. Αύριο πρέπει ο Ερντογάν να συναντηθεί με εκπροσώπου τη και Φυσικά όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν από στιγμή στιγμή. Αλλά ναι. μέχρι στιγμή τουλάχιστον αυτό ναι, είναι το Ερντογάν. Μιλάει στην ομάδα του, όπω <συμή> μα έλεγε προηγουμένω, Αριάνα. Ξανά, λέει, ότι υπάρχουν και νεκροί και γι' αυτό φταίνε <συμή> οι διαδηλωτέ. <συμή> Στην κριτική τώρα, που διερευνά την υπόθεση τη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ, οι του πρώην του κυρίου Παπα-Κωνσταντίνου, να καταθέσουν σήμερα το βράδυ υπό το των νέων δεδομένων που έφερε το Πορεσβούργο του Ζώη για τα οικονομικά του. Να τάσε από Να τάστα. Αντώνη, όπω επισκεφθεί, κάτω από τα νέα δεδομένα που από τον έλεγχο του Ζώη έχουν κλείσει σήμερα το απόγευμα να καταθέσουν την Προανακριτική Επιτροπή οι δύο ξαδέλφε του πρώην Υπουργού Οικονομικών μαζί με, τους τους. με οι του συζύγου του. Σύμφωνα πάντω με πληροφορίε, οι συγγενεί του κ. Παπα-Κωνσταντίνου και αυτή τη φορά δεν πρόκειται να προσέλθουν για να καταθέσουν και θα περιοριστούν μέσω των δικηγόρων του, του σε γραπτό υπόμνημα όπω άλλωστε είχαν κάνει και την πρώτη φορά. Επικαλούμενο ότι η υπόθεση τη ερευνάται από την δικαιοσύνη. Να σημειώσουμε πάντω ότι τόσο στην αναφορά διαμαρτυρία του προ το όσο και διαμέσου του δικηγόρου του ΧΕ, κατήγγυλαν ότι, νε, το δώε, ότι δεν του δόθηκε επαρκή χρόνος για να δικαιολογήσουν τα ποσά των καταθέσεων του σε αυτή τη γραμμή. Εκτιμάται ότι θα κινηθούν και σήμερα. Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον Γιώργο έχει πληθεί για να καταφέρει την ερχόμενη Δευτέρα στην προανακριτική. Χθε ο δικηγόρο του παρέλαβε από την Επιτροπή όλο το υλικό τη δικογραφία του, προκειμένου να προετοιμαστεί μέσα σε μια εβδομάδα για την κατάστασή του. Θα ακούσουμε τα μέλη τη Επιτροπή Κωνσταντοπούλου και Οικονομικών και θα επανέλθουμε για ένα άλλο ζήτημα που δημιουργήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαθέσεων το πόρισμα ναι. που έχει δει το φως της δημοσιότητας, ήδη, ναι. μας δίνει, νομίζω, μία τάξη μεγέθους, ναι. εφόσον είναι ακριβές, αυτό φυσικά μένει ναι. να ελεγχθεί αλλά μα δίνει μία τάξη μεγέθους και ένα μέτρο για το μέγεθος της χοροδιαφυγής και της φοροκλοπή σε σχέση με όλα τα ονόματα οι αποκαλύψεις, οι χτεσινές, δίνουν αυτό το κίνητρο. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πολύ βασικές κατηγορίες σε κακογηματικό επίπεδο. Την όθεση εγγράφων και την απιστία. Άρα και η νόθεση εγγράφη πάει η Έτσι. Και από εδώ και πέρα, αυτό το οποίο θα θεματήσουμε τι εργασίε με τις ματηρικές καταθέσει των συγκινών του Ίρμπο Κωνσταντίνου και του Μιονή είναι ένα παράγον ο οποίο έχει μείνει σε κρεμότητα ναι. με την τριμερή επιτροπή που θα πάει κάτω στη Στουτουλαβή. Ναι. Έλα να θέσει για πε μα. Τι έγινε και πάλι. Άρα, οι τάσει τη εκφράση, ακούστηκαν στην Επιτροπή Σθεσμών όταν ο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο, Γιάννα Κανέλη, και κατά του βουλευτή τη Χρυσή Αυγή Μιχάλη Αρβανίτη, λέγοντα ότι δεν μπορεί να αποκαλεί συνάδελφο βουλευτή μέλο τη Επιτροπής που έχει αποκαλέσει κοπρίτε και του Κοινοβουλίου βουλευτέ τη Αριστερά. Mm -hmm. Εσύ έπρεπε να αναγνωρίσει αυτό, εαυτό σου καθώ ανοίγει το στόμα σου και μα δρομίζει όλου αντέχει ο κύριο Αρβανίτη. Yeah. Και μια εκδήλωση, εγώ χαιρέτησα την κυρία Κανέλη πρόσθεση, αλλά αυτή δεν με χαιρέτησε. Ποιο έχασε την ευγένεια για να την βρει, η κυρία Κανέλη. Δεν θα χαλαλίσω την καλημέρα σε, σε έναν αζωφασίστα, το απάντησε η κυρία Κανέλη. Ο άνδρα Καβγά Αντώνη συνεχίστηκε με τον κύριο Αρβανίτη να λέει ότι τη φράση μπροώμα μόνο άνθρωποι του δικού τη επιπέδου χρησιμοποιούν. Η λογική κατήνα, είπε ο κύριο Αρβανίτη, δεν έχει καμία στην Έχει την αντίστοιχο το κοπίζει 38 χρόνια κατά τη λημισμού Λαού είπε στην κυρία Κανέλη. Στο σημείο αυτό παρεμέδιου. Βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑί του Σαντοπού, η οποία χαρακτήρισε αντιανόητα και απαράδικτα όσο ακούστηκαν στην Επιτροπή. Παράλληλα αντέδραση όταν ο πρόεδρο τη Επιτροπή, Αναφάσιο Μεράτηγο, πρότεινε να διαγραφούν όλε αυτέ οι απανάδεξε εκτάσει. Ο Βουλευτή τη Μακαδιά Μάρκο Τα Μανό και Θαροιάνη πρότεινε να μην μεταδοθεί ούτε η λεπτική εικόνα από αυτήν την αντιπαράτηση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι αυτό είναι η προσπάθεια να υποβασμιστεί το θέμα κατάργηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσια Διοίκησης που ήταν και το θέμα τη συνεδρίαση, παρουσία και του κ. Ραγκετζή. Και συνεχίστηκε και κάνε άλλη τραφή, Κωνσταντοπούλου, μετά μια μικρή αντιπαράθεση με την κ. Κωνσταντοπούλου να λέει. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Τι άλλο να πούμε εμεί, Να σβηστούν αυτά τα πρακτικά, Δεν γίνεται στην εποχή μα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στα Χαϊσαρουμελιώδη για τη συνάτηση Γιούνκερ Παπούλια. Αντώνη, ο κύριος Γιώργης είστε στο Πρόεδρικό Μέγαρο πριν από μισή ώρα περίπου συνοδευμένος από τον Πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά για να τιμηθεί από τον Κάριο Λογαπούλια με το μεγαλόστευο του τάσματος το Σωτήρους και μάλιστα με, ένα, με μία ε, προσφόνηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίο του είπε, σας θυμάμαι, ως ε, ένα πραγματικό φιλέλημα, τον άνθρωπο, το μόνο άνθρωπο που όταν ο ελληνικός λόγος δέχθηκε επίθεση, στάθηκε όρθιο να την αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση και να υπερασπιστεί τον ελληνικό λαό. Λίγο αργότερα, στη συνομιλία που είχαν οι δύο άνδρες, ε, μεταξύ τους, ο κ. Παπούλιας επισημένα για άλλη μια φορά ότι οι Έλληνε έχουν κάνει το μεγαλύτερο που μπορούσαν, το, το δυνατότερο που μπορούσαν να κάνουν, πάρα πολύ μεγάλες θυσίες, οι οποίε θα πρέπει να γίνουν σεβαστές από τους εταίρους τους και να βοηθηθεί η χώρα ώστε να περάσει στην ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει το μεγάλο ζήτημα της ανεργίας. Δραματικό ε, φαινόμενο για όλη την Ευρώπη, το χαρακτηρίζει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ανταπαντώντα τώρα ο κ. Γιούγκερ, αναγνώρισε τη μεγάλη προσπάθεια των Ελλήνων, λέγοντα ότι θα ήθελα τώρα να δω και ένα, ε, ένα δείγμα αναγνώριση ότι ανοίγει ένα δρόμο ελπίδα ω ανταμοιβή στι θυσία των Ελλήνων. Yeah. Ε, θεώρησε ότι εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα έχει στη χώρα, δεν μπορεί να την προσδιορίσει όμω πότε θα είναι, πιθανό να είναι μέσα στο 2014. Συμφώνησε, συνένεση με τι εκτιμήσει τη κυβέρνηση. Και τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την ελληνική οικονομία και διαφώνησε με εκείνε του ΩΣΑ. Για να πει τελικώ ότι το πρόβλημα τη ενεργία πρέπει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κυρίω στην Ελληνική Προεδρία να αντιμετωπιστεί οριστικά και ριζικά. Ευχαριστώ. Θα δούμε αυτό που πάντα λέμε εδώ. Φυσικό ήχο τηλεοπτικά και που το δίνει η παντού πάντα. Ε, μεταξύ των δύο, και <συμπή> C'est il que C'est tout tous les efforts nécessaires pour y arriver. de Avec de très grandes sacrifices, Et je crois que ces sacrifices, sacrifices doivent donner lieu à des questions pour le de nos partenaires. Que je suis la possibilité de vous dire de Nous devons aider désormais le peuple grec afin que nous puissions maintenant aller vers une période de croissance. Et faire face de façon efficace au chômage tout à fait dramatique au niveau des jeunes. C'est un phénomène qui a, qui a repris des dimensions tout à fait dramatiques étant donné que c'est une génération entière de l'Europe qui est en train de se faire. Κύριε πρόεδρε, je την partage votre opinion et pense à dire Et Είμαι πάρα πολύ μεγάλο φάρο. Και θα ήθελα σε αναγνώριση αυτό το τόσο μεγάλο θάρρος που υπέρεξαν οι να υπάρχει τώρα χώρος για μία νέα ελπίδα. Αναφηγή και η Ελλάδα θα ξαναβρεί το δρόμο για την ανάπτυξη. Δεν du πότε θα γίνει αυτό. à toi qui la au de 2015 qui δεν μου τόσο, οι που έχουν γίνει από Και το μεγάλο πρόβλημα είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο των ainsi que toute la période de θα να είναι εμπνευσμένοι για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το 2019. Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη καθόλου τη διάρκεια τη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πραγματικά να εγκαταστηρίσουμε ένα ευρύτερο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση τη στην Ευρώπη έχουμε λάβει την απόφαση για ένα κονδυλί λίχος 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία φέρνουν στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων για την περίοδο από το 2014 έως το 2020. Σήμερα το δημόσιο άντλησε 1,6 δις από έκδοση εξάμινων εντόχων γραμματείων με 4,20 το επιτόκιο του Ισουσταθνικό. Φυρανέ Αλεξοπούλου θα πάμε τώρα, ολοκληρώ φυρανού η συνάντηση του κ. Χατζηδάκη με την Τρόικα. Και αν ναι, αν βγήκε τίποτα καλό για τα υπερχρεωμένα. Καταρχήν, η Τρόικα έδωσε ουσιαστικά και εκείνη, βέβαια, το θέμα του το πράσινο φως μετά και τη βίζηση του νομοσχεδίου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το πράσινο φως όμω στη συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία, την οποία έκανε δεκτή χθε ο Υπουργό Ανάπτυξη, ο Κωστής Αντιδράκη, αναφορικά με το γεγονό ότι δεν μπορούν να γίνονται κατασχέσει σε καταθέσει έω 1500 ευρώ για ατομικό λογαριασμό και 2000 ευρώ για κοινό λογαριασμό για όσου πολίτε έχουν οφειλέ σε τρίτου, Παράδειγμα σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Το διευκρινίζουμε, δεν μιλάμε για οφειλές προς το δημόσιο. Right. Εκτός από αυτό, έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον να τονίσουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι δεν έγινε καμία απολύτως συζήτηση. Γύρω από το θέμα τη άρση του παγώματος των πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία. Εκείνο το οποίο. Δεν μας... έγινε από την Τρόικα, δηλαδή. Δεν έγινε απολύτω καμία κουβέντα. Ακριβώ. Yeah. Εκείνο το οποίο μα επεσήμανε ουσιαστικά και παράγοντα το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξη, με συγχωρείτε, yeah. είναι ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά μπορεί να τεθεί αργότερα, να γίνει μια συζήτηση με βάση πάντα βέβαια τις προβλέψει του μνημονίου, αλλά και σε κάθε περίπτωση βούληση τη κυβέρνηση είναι να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια με έμφαση βέβαια να δοθεί κοινωνική ευαισθησία αλλά και με βάση τα κοινωνικά προβλήματα. Μάλιστα. Την άλλη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς κάτι στο οποίο δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από την πλευρά των δανειστών. Να θυμίσουμε ότι μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται και το θέμα της λειτουργίας των κυριακές. καταστημάτων της κυριακές, Για τι 7 Κυριακές τα μεγάλα και μικρά καταστήματα, 52 Κυριακές Α. για τα καταστήματα που είναι κάτω από 250 τετραγωνικά. Α. Βέβαια, στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε και το θέμα της αξιοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων. Αρχέ του 2014 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσω του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων. Μιλάμε ουσιαστικά για αεροδρόμια που, που μετακινούνται και το χρησιμοποιούν πολλοί τουρίστες. Ενώ υπήρχαν και θέματα που σχετίζονταν με την αντιοδότηση επιχειρήσεων, τη δημιουργία της ναι. επιχειρήσεων και άλλα ζητήματα. Ξεκλειδώνει με διαδικασία τη εξπρέση η εφορία του τραπεζικού μα λογαριασμού με καταθέσει και επιστολικές προκειμένου να αν συμφωνούν με τα εισοδήματα που δηλώνουμε. Άμεσα είναι κατάσταση καταθέσεων για κρέα προ Ρούλα Κοστατοπούλου. Ακριβώς, Αντώνη. Ψάχνουν, λοιπόν, να βρούνε δύο πράγματα. Πρώτο, για όσους οφείλουν, έχουν χρέλει τις στο δημόσιο, να δούνε εάν έχουν τραπεζικές καταθέσεις και σε τι Και αυτό σημαίνει ότι θα πάρουν, λοιπόν, τα γνωστούμενα από τις τραπεζικές καταθέσεις. Να δούνε, επίσης, αν τα εισοδήματα τα οποία δηλώνουν στην εφορία ε, συμφωνούν με τις... Τραπεζικές καταθέσεις σε αυτό το σημείο ψάχνουν να βρουν και διακίνηση μαύρου χρήματος. Να πούμε ότι το έχει ζητήσει ήδη να ανοίξουν 5.000 τραπεζικοί λογαριασμοί. Τώρα, ε, τι θα γίνει στην ε, περίπτωση που δεν βρεσούν ε, τραπεζικές καταθέσεις για όσους χρωστάνε ε, στο δημόσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα παίρνουν ένα ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 25% και θα έχει να κάνει για μισθούς και συντάξεις πάνω από 1000 ευρώ από την σύνταξη, από το μισθόν όσων οφείλουν στο δημοσίου. Ωραία, ευχαριστώ, Στο εδόλιο, λοιπόν, το τριμελό σε περίγω συνεχίζεται η δίκη τη υψηλές μύθες από τα εξοπλιστικά. Επέστρεψε μετά από ουσία αρκετών ημερών ο Άκης Σοχατζόπουλος εκεί και η σύζυγός στη δίκαιη σταμάτηκε η κόρη του Ιαρετή Τσοχατζοπούλαι, Δίνα, σου καλά παρακολουθεί τη δί στο Εδώ είναι και πάλι λοιπόν, Αντώνη, ο Άκητο Χατζόπουλο. Ε, μια απουσία πολλών ημερών είχε ο Άκητο Χατζόπουλο και όπω είπαν οι συνήγοροι του ήταν ε, λόγω τη ε, απόρριψη του αίτηματο, ε, λόγω, λόγω του ότι δεν, έχει κλαισ... δεν έχουν κληθεί τα μέλη του Κυφαίνα. Ένα αίτημα στο οποίο επιμένουν καθώ το δικαστήριο δεν έχει αγγίξει το αδίκημα τη δωροδοκία όπω είπα. Στο βήμα του μάρτυρα τώρα είναι η πρώην σύζυγο του Νίκου Ζήγρα, στον Λέοντο ε, η οποία είπε ότι αν και ο Νίκο Ζήγρα είναι ένα. Θε... μάλλον περιέγραψε τον Νίκο Ζήγρα ω έναν άνθρωπο που προστάτευε απόλυτα τον Άκη Τσοχατζόπουλο και δεν θα έκανε τίποτα για να τον βλάψει. Ε, αν και ο Νίκο Ζήγρα ήταν κρυψίνο και πάντα αφανή, παραμένοντα στο σκοτάδι χωρί να μπαίνει ποτέ μπροστά, σύμφωνα με την πρώην σύζυγό του, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να κάνει κάτι κρυφά από τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Όπω μ' είπε η μάτυρα. Τον ενημέρωνε και δεν θα έκανε κάτι για να τον βλάψει. Από τον κύριο Ζήγραντ, δεν έφευγε τίποτα σε βάρο του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Έχω την αίσθηση ότι ήταν όπως κάποιοι που πηγαίνουν στη Λιβύη για να εκπαιδευτούν και να προσπαθήσουν μετά κάποιον. Αν και περίεργο άνθρωπο ο Νίκο Ζήγραντ, μυθομανή δεν είναι όπω τόνισε η μάρτυρα. Ο άνθρωπο αυτό ήταν τόσο σκοτεινό που τρομάζοντα τη γυρίζω τη σκέψη μου προς τα πίσω. Τι εκδηλώσει του Άκη Τσοχατζόπουλου, τα χρήματα τα κατέβαινε ο Νίκο Ζίγρας Όταν έχει τα οικονομικά του Άκη Χατζόπουλου, δεν χειρίζεται μόνο αυτά, δεν το κάνει σε μία ταβέρνα ή σε ένα εστιατόριο. Είπε η επιμάρτυρα, η οποία καταφέτοντα, ανέφερε πω είχε συναντήσει τον Κύπριο πρώην Υπουργό Εσωτερικών Δίνο Μιχαηλίδη, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, ενώ η ίδια υποστήριξε ότι δεν είχε καταλάβει κάτι για την προέλευση των χρημάτων. Δίνα, Πιο άγρυβα πάνε φέτο τα εστία στα πλοία. Οι εταιρείε οι ακτοπλοϊκέ προκειμένουν να καλύψουν τι απόλυε από τη μείωση κίνηση. Κυρίω όμω από το κόστο των καυσίμων προχωρούν σε αυξήσει τα ναύλα από 5% μέχρι 16%. Βαθύτερα το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν φέτο οι επιβάτε τη ακτοπλοεία μετά την απόφαση των εταιρεών να προχωρήσουν από τι πρώτε μέρε του καλοκαιριού σε αυξήσει στα ναύλα. 25 ευρώ που ήταν υπέρ έχει γίνει 27. Γιατί ξέρει. Σαν δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σερίφου έχω καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ψηφιστεί ομόφωνα διαμαρτυρία προ το Υπουργείο Εμπορική Ναυτιλία. Ακόμα δεν έχουν πάρει κάποια απάντηση. Το εισιτήριο τρίτη θέση για τη ΣΑΜΟ από τα 31 ευρώ κοστίζει πλέον 36 ευρώ. Ενώ η καμπίνα από τα 66 ευρώ φτάνει τα 76 ευρώ ανά άτομο. Αντίστοιχα, μια τετραμελής οικογένεια που θα ταξιδέψει για τη ΣΑΜΟ με αυτοκίνητο τρίτη θέση χρειάζεται να ξοδέψει 428 ευρώ για εισιτήρια μετεμιστροφή. Ένα δρομολόγιο που είναι σύρωστη ω πούμε και εξυπηρετεί το παλαιότερα από το high speed, από το, λεγόμενο, από το γρήγορο που λέμε, το ταχύπλεο πλοίο αυτό, φέτο δεν θα μπει καθόλου το high speed. Δηλαδή, ένα ο οποίο θα θέλει να το εκτέψει στην πούμε για Σαββατοκύριακο θα πρέπει να επιλέξει είτε συμβατικό πλοίο είτε αεροπλάνο. Για η καρία του εισιτήριου από 29 ευρώ αυξήθηκε στα 33 ευρώ το άτομο, ενώ για σύρτα από 24 κοστίζει πλέον 27 ευρώ. Στου καλοκαιρινού μήνε η αύξηση τη κίνηση των επιβατών θα αποτελέσει ευκαιρία μείωσης των απολειών ένας δύσκολης χειμώνα. Λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά θα είναι φέτο και τα πλοία σε Αιγαίο και Ιόνιο, αφού αρκετές εταιρείε έχουν προχωρήσει σε αναβλώσεις πλέον στο εξωτερικό με επιπτώσεις στα εσωτερικά δρομολόγια. Για ανερά τα Μαγκανιά είναι κοντά μας, θα δούμε ειδήσεις από την Διεθνή Επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τη Συρία. Που είχαμε πριν από λίγο διπλή επίθεση αυτοκτονία στο κέντρο τη Δαμασκού, στην πλατεία Μαζρέχ, όπω ονομάζεται, και τα δεθνή μεσημέρωση μιλούν για 14 νεκρού και 31 τραυματίε. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης Μάλιστα. από καμία οργάνωση. Είχαμε όμω βομβιστικέ επιθέσει και στο Ιράκ, εφέ, σε όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Υπάρχουν λοιπόν πάνω από 70 νεκροί. Οι επιθέσει σημειώθηκαν σε υπαίθριε αγορέ, ή σημεία ασφαλεία, κυρίω στα βόρεια τη χώρα όπου υπάρχουν και πολλοί οι τέσσερις σημειώθηκαν οι επιθέσεις πεσιτικές λένε λοιπόν ότι οι αρχές ότι πίσω στις επιθέσεις βρίσκονται στους οντοτικές οργανώσεις που έχουν διασύνδεσης με την alkaida. Άρα στο Παρίσι όπου υπάρχει και λειτεσ ένα αίρεση κυκλοφορίας σε συμβαγέρος τόσο οι αρχητάς σε όλη τη Γαλλία είναι η αpergία και έχουν ακιροφύφιες 800 επιθέσεις για σήμερα θα έχουν προβλήματα τα αεροδρόμια στο Παρίσι, τη Λιονέ, τη Νίκια, τη Μασαλία, την Τουλούζη και τον Μποντό. Οι ελεγκτέ εναίρε και η πληροφορία διαμαρτύρονται για τα σχέδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Λένε λοιπόν ότι αυτό θα επηρεάσει τόσο την ασφάλεια των πτήσεων όσο και τι συνθήκε εργασία των εργαζομένων. Ε, να σα πω ότι θα υπάρξουν κινητοποιήσει και σε άλλε χώρε και στη Βρετανία, σήμερα την Αυστρία, το Βέλγιο, την Βουλγαρία και την Ιταλία. Εκεί οι εργαζόμενοι θα εργάζονται με πιο αργού ρυθμού. Θα υπάρξουν λοιπόν καθυστερήσει στι πτήσει και αυτών των χωρών. Και τέλος πούμε να δούμε πλάνα από έναν ανεμοστρόβιλο που χτύπησε το κεντάκι αυτή τη φορά των ΗΠΑ. Συχνό φαινόμενο. στους φαινόμενο στι ΗΠΑ στο τελευταίο διάστημα. Ευτυχώ δεν είχαμε θύματα αυτή τη φορά. Όπω όμω βλέπουμε από τα πλάνα μα, είχαμε πολλέ υλικέ ζημιέ. Ξερίζωσε δέντρα, προκάλεσε ζημιέ σε σπίτια, ξερίζωσε και πυλώνε ηλεκτρικού ρεύματο. Ένα αυτοκίνητα ήταν πάρα πολύ δυνατό και αυτή τη φορά. Ευχαριστώ Μαριάννα, για όλα. Η τέχνη ω θεραπεία είναι ο τίτλο έκθεση τη Φιλοξενία τη Δεχνούπολη των Δηματινέων με έργα των ασθενών μελών τη ομάδα του Καστικών Τεχνών. Σκοπό τη έκθεση που διοργανώνει η πρώτη ψυχιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εγενήτριο είναι να συμβάλει στην επανένταξη των ασθενών με ψυχιακέ στην κοινωνία. Έκφραση. Δημιουργία. Επικοινωνία. Απελευθέρωση. Θεραπεία. Ηρεμία. λύτρωση. Είναι η λέξει που έρχονται στο μυαλό μα και συνδέονται με την εικαστική τέχνη και τη ζωγραφική. Ο σταμάτη εκφράζεται μέσα από την τέχνη και επιδιώκει την αποτινάξει από πάνω του το στίγμα που συνοδεύει την ψυχική νόσο. Λέξει όπω ψυχάκια, θυμό, φόβο, μοναξιά, κοινωνικέ διακρίσει πρέπει να διαγραφούν. Η εικαστική Μαρία Ρουσιώτη, που βοήθησε για την πραγματοποίηση τη έκθεσης αναζητά μια άλλη κοινωνία που δεν έχει αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις. Αυτέ οι λέξει εδώ είναι για να τι σβήσουμε. Αλλά κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν και λέξει που δεν θα πρέπει, συγγνώμη, να σβηστούν ποτέ. Να είχαμε γράψει δηλαδή και κάποιες νέες που θα έπρεπε να μείνουν ανεξίπλες μέσω μας. Όπως είναι η ελευθερία, η ειλικρίνεια, η χαρά, η αγάπη. Την έκθεση η τέχνη θεραπεία με τα έργα των ασθενών μελών τη Ομάδα Οικαστικών Τεχνών διοργανώνει η πρώτη ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Αιγυνητή Ονοσοκομείου. Τα προβλήματα και ευαισθητοποίηση στα θέματα ψυχική υγεία δείχνουν και τον πολιτισμό μια χώρα. Η σχιζοφρένεια δεν είναι μεταδοτική. Η προκατάληψη είναι. Καλλιτέχνε, συγγραφεί και δημοσιογράφοι κλείθηκαν να σβήσουν τι λέξει που στιγματίζουν του ανθρώπου με ψυχική νόσο. Η λέξη φόβο αυτήν έδειξε. Η λέξη φόγος, διότι δηλαδή θεωρώ ότι όταν υπεργούμε τον φόβο, όταν δούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είμαστε εμείς και εμείς είμαστε αυτοί οι δυναμή, ε, όλο το πράγμα αυτό θα πληθεί σε Η έκθεση πραγματοποιείται στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Κύριε και κύριοι, που ο πόλεμο μεταξύ των διοικήσεων του Ολυμπιακού και του Πανασυναϊκού μετά τι ανακοινώσει που ανταλλάξαν οι δύο πλευρέ για τα όσα συνέβησαν στον δόξα τολικό <συσκά> τη Αλφάνα Μπάσκετ. Το 2.0 τη Νίκη προσδίδει ικανοποίηση στο πράσινο στρατόπεδο την ώρα που στον Ολυμπιακό επικρατεί πτήση για την ανατροπή. Στον αμπλιανό αγώνα μεταξύ των δύο αιωνίων θα μεταδώσει σε 9 το βράδυ η Ετένα. Στι μάχε εντό παρκέτου του φετινού τελικού των playoff, ο Παναθλαϊκό είναι με εξηγνήσει ο απόλυτο κυρίαρχο. Δυστυχώ όμω οι μάχε αυτέ συνεχίζονται και εκτό αγωνιστικού χώρου, με χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ των δύο ΚΑΕ. Με αφορμή την επίθεση που δέχτηκε ο Διευθυντή Κόπη από τον πρόεδρο του Παναθλαϊκού, Δημήτρη Γιανακόπουλο, στο ημίδρο του δεύτερου τελικού όπω έχει γραφεί στο φιλοαγώνα, ο Ολυμπιακό εξέδωσε πρώτο ανακοίνωση, εξαπολύοντα βέλη κατά του ιδιοκτήτη τη πράσινη ΚΑΕ. Οι συμπεριφορέ του εν λόγω κυρίου παραμένουν χωρί συνέπειε. Αναρωτιόμαστε από πού αντλεί αυτή την ιδιότυπη ασυλία. Ο Παναθναϊκό πέρασε στην αντεπίθεση, κάνοντα λόγο για συνήθεια τακτική του Ολυμπιακού. Αυτό το κάνουν συνεχώ με τη μέθοδο τη παραπληροφόρηση και των συκοφαντιών. Με εμφανή σκοπό να μειώσουν τι άξιε νίκε του Παναθναϊκού στη σε σειρά των τελικών και να καλύψουν έτσι τι αγωνιστικέ αδυναμίες τη ομάδα του. Στο παρκέ δεν κοροϊδεύει κανέναν, αλλά προφανώ το αγνοούν. Οι τις τίποτα, το the πάντως με συμπεριφορά τους μέχρι ότι and first game defense won um tonight's game and uh, hopefully we could know, keep the pressure, pressure on να and kind um, of take the moderate offense uh as you know as much as we can You're a tough, they're a tough team. Um, and that's the, I think the only way we're gonna win. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμή έχει πληρώσει την αυτοχία του στην περιφέρεια παρόλο αυτός συνεχίζει να ελπίζει ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Ο τρίτος τελικό θα διεξαχθεί το βράδυ της πετάτης της εννέα και θα μεταδοθεί ζωντανό από την ΕΤΕΝΑ. Το ποδόσφαιρο κοντά στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο προσφέρει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του 30χρονου Μέσου Ιωάννου Βερδού, ο οποίο εξακολουθεί να έχει υψηλέ οικονομικέ απαιτήσει. Η UFA κάλεσε σε απολογία του Φενένμπαχ Τσέκ και Βεσίπτα να του στη τη συμμετοχή σε στιγμένου αγώνε. Πήγαινε η τιμωρία του Φενένμπαχ Τσέκ να τον πάο στους ισχυρού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Η υψηλή απευθύνση του Γιάννη Βερδού σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον αρκετό όνομά εντό και εκτό σπανία κατσύντων δίσοι τη μεταγραφή του Ισπανού Χάφου των Ολυμπιακού. Σύμφωνα με πληροφορίε πάνω, ελθούν ότι έχουν προτείνει στο 30 χρόνο μέσο περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για συνεργασία τριών ετών. Δεν πρόγραμμα να βγουν στην πληροφορία τα εισιτήρια για τον φιλικό τη Λίβληπου με τον Ολυμπιακό στο Άνφελτ, προ τη του Στίβεν Τζέρα και όπω έγινε γνωστά από τη δίκη των κόκκινων έχουν ήδη συντηρηθεί. Τον ΠΑΟΚ παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την υπόθεση των ΦΕΝΕΡ, και Μπεσίκτα που κατηγορούνται για συμμετοχή σε σκημένου αγώνε. Αν υπάρχει τη μορία τη ΦΕΝΕΡ, ο δικέφαλος Βορά θα τοποθετηθεί στου ισχυρό των προβληματικών του ΣΑΔΙΟΣΔΕΗ. Η επιτροπή που θα κάνει την τύχη των δύο τουρκικών ομάδων θα συνεδριάσει στις 21 και 22 Ιουνίου και θα ανακοινώσει την απόφαση τη 24 του μήνα. Μεσημερινή ανακοίνωση τη ΠαΕΠΑ Γιάννη να κάνει γνωστή την απόφαση τη να αποσύρει την πρόταση για ανανέωση συνεργασία προ τον Γιάννη Χριστόπουλο και έρχεται στον καλαματιαρό τεχνικό καλύφτη στη συνέχεια τη καριέρα. Ο Χριστόπουλο ενδέχεται να αναλάβει τα ενία τη Ουκρακή σταυρήγια ενώ ω υποψήφια αντικαταστάτου στον ΠΑΣ φέρονται οι ανατοσιάδει τη Ελευθερόπουλο και Νικοπολίδη. Συνάντηση με τον Γιάννη Προτινο Γιάννη έχει χθε σύμφωνα με τι προφορίε του νέου αφεντικού τη Άγια Δημήτρη Μελιζανίδη. Το αντικείμενο τη συζήτηση των δύο ανδρών δεν έχει γίνει γνωστό. Μπορεί να αποκλείεται να τέθηκε στο και το προπονητικό κύπελο τη Ισπανία. Ο Βασίλη Δημητριάδη επέστρεψε την άκρη του πέστου τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματο δίπλα στον Πούσαν Πάγκελ. <μήνευμα> Κοντά σε συμφωνία με τον 23ο επιθετικό Μαθαίου Μαρουκάκη, που έμενε ελεύθερο από την Καλυτεία, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίε στο Πανιόνιο. Οι Κι ανακύρωσαν ανακοίνωσαν εξάλλου την πρόσληψη του Γιάννη Γκρίβα ω βοηθού του Κωνσταντίνου Παναγούπουλου στον πάκο του Πανιονίου. <μήνευμα> <μήνευμα> <μήνευμα> <μήνευμα> <μήνευμα> <μήνευμα> <μήνευμα> <μήνευμα> Στο φω για την απόκτηση του 27ου Ισπανό εκπαιδευτικού Ταβεντόρε έχει ανάψει ο υποκομιτή του Παδρέα Μαρίνε Γανίδε, ενώ οι φαίνεται να έχουν συμφωνήσει με το κομμάτι του Ρίδι σχετικά με την παραμονή του Γιάννη. Ακόμη Κυρίε και κύριοι, χαίρετε ισχυρέ πιέσει στον τραπεζικό κλάδο. Συνεδρία στο χρηματιστήριο Αξιών τη Αθήνα. Στην ώρα, όπω βλέπετε κι εσεί, ο Γενικό Δίκτυο υποχωρεί 4,12% σε 901,10 μονάδε. Η αξία συναλλαγών σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, πάνω από 46 εκατομμύρια ευρώ. 14 μετοχέ κινούνται θετικά, 79 υποχωρούν, 6 παραμένουν με μετάβητο. Στην υψηλή τώρα κεφαλαιοποίηση. Τέσσερι, πάνω από 18% για την Α, 3,13% για τη, τη ΔΕΗ, 3% υποχωρεί, 4,72% el actor tercer comandante que Ελληνικά πετρέλαιο 0,71%, εθνική 4,80%, Eurobank 22,85%, ελληνικά χρηματιστήρια 2,62%, η τραλότηση πτώση 3,48%, η μήκο 1,98%, η 2,08% και η ενισχύεται 0,13%. Μη τηλινέωση πτώση 4,14%, ακολουθούν όλοι 3,46%, ο 3,36%, ο 3,52% και ε, τα καήπα χωρών, 3,61% συμμετοχέ τώρα με τη μεγαλύτερη ανάδοχη, βλέπουμε μεταξύ άλλων Λούλη ΒΙσόλλου και Λάντα, συμμετοχή τώρα με την μεγαλύτερη πτώση, δικαίωμα τη ε, Πυρέω και η Ιούπα. Αντικό το κλίμα όμω και στα άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στο Λονδίνο, στην ώρα έχουμε πτώση 0,72%. Στο Παρίσι, ο δείκτη υποχωρεί 0,69% και η απόλυση 0,85% σημειώνει εντάξει. Επόμενη ημέρα του για το χρηματιστήριο, αμέσω μετά το Δελτίο στι ε, 6.00. Καλώ σας Γεια σας κύριε και κύριοι. Σταδιακή αλλαγή του καιρού με βροχές και κατά τόπους πιο έντονα φαινόμενα επηρεάζοντα αρχικά την Βόρεια Ελλάδα και από την Δετάρτη τα υπόλοιπα υπηρετικά. Πιο αναλυτικά την Τρίτη θα υπάρχουν αυξημένε με στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικέ νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βόρειο-βορειοδυτικοί και θα ενισχυθούν φτάνοντα τα έξι και τοπικά τα οφτά μποφόρ όπως και νότια δυτικά τη Πελοποννήσου στο Αιγαίο, θα πνέουν νότιοι άνεμοι, στο 3 με 5 ποφόρ πιο ισχυρή στην Κρήτη και στο μυθό, πέλαγο από νοτιοδυτικέ διευθύνσει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στου 14 με 29 βαθμού στα βόρεια και δυτικά, στου 18 με 33 βαθμού στα κεντρικά και την Πελοπόννησο και μέχρι του 33 βαθμού στην Κρήτη. Στην Αθήνα αναμένονται παροδικέ νεφώσει και υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενεί βροχέ. Κυρίω προ το τέλο τη ημέρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στου 20 με 31 βαθμού Κελσίου και άνεμοι θα είναι νότιοι στα 3 με 5 βαφόρ. Αυξημένε νεφώσει με βροχέ και κατατόπου καταιγίδε προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στου 20 με 30 βαθμού Κελσίου και άνεμοι στο θερμαϊκό θα είναι ασθενή μεταβλητή. Το βράδυ όμω θα στραφούν σε βόρειου πιο ισχυρού. Τρίμερη πρόγνωση καιρού ελληνικών πόλεων μπορείτε να παρακολουθήσετε σε όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Καλή σα συνέχεια. Τι τελευταίε ώρε διαδίδονται φήμε ότι πιθανώ η ΕΡΤ να κλείσει, να συρρυκνωθεί όλα αυτά τα σενάρια. Θα τα συζητήσουμε μία με τέσσερις, Έχουμε στάσει εργασία γι' αυτό και αυτό ο πρόλογο. Από όλου εμά, τεχνικού και νομοθέτε, δημοσιογράφου, ευχαριστούμε που είδατε ειδήσει στην ΕΡΤ στι 12. Καλό μεσημέρι. Στον κατηγορηματικό τρόπο θέλουμε να καταγγελούμε την απόφαση της τρικοματικής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ-Δημάρ για κλείσιμο της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης που βάζει λουκέτο στην ουσία στη δημόσια ενημέρωση πετά χιλιάδες εργαζόμενα στη ΕΡΤ στο δρόμο. Πρόκειται για απαράδεκτη απόφαση, πρόκειται για συνέχεια του δόγματος νόμου και τάξη και με τον τρόπο που ανακοίνωσε αυτή την απόφαση είναι διαδικασία που οδηγεί στο να ρίξει στα χέρια όλο και περισσότερων ιδιωτών όλη την περιουσία τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Έγκαιρα το KKEE είχε επισημάνει ότι πρέπει να σημάνει συνολικά συναγερμού όχι μόνο για του εργαζόμενου τη ελληνική ραδιοτηλεόραση συνολικά για τον εργαζόμενο λαό, το εργατικό λαϊκό κίνημα. Δεν είναι μόνοι τους οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, Οι χιλιάδες εργαζόμενοι πρέπει να συναντήσουν, να βρουν την μαζική λαϊκή υποστήριξη, την συμπαράσταση, την αλληλεγγύη, τη συστράτευση με όλους τους εργαζόμενους, με τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας μας. Επειδή τα το σπατώντας στους διαδρόμους δέχομαι συνεχώς ένα ερώτημα Μα τι γίνεται, πάει για κλείσιμο η mm. ΕΡΤ Επειδή έχουν υπάρξει κάποια δημοσιεύματα Ότι η κυβέρνηση... Συγχωνευσή με το ΑΠΕ και Συγχωνεύσει με το ΑΠΕ και τα λοιπά. Μπορείτε να μας δώσετε... Ε, λέω, έχω βαρεθεί να διαψέδονται αυτά τα δημοσιεύματα αυτές τις φήμες ναι, Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα Και θα επαναλάβω ναι. ότι οι μόνοι που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι αυτοί που απαξιώνουν σήμερα τη δημόσια τηλεόραση στα μάτια των Ελλήνων. Κλείνει εγκαταστάσει, κλείνει συχνότητε, απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δημόσια περιουσία και αυτό το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για το καλό, όχι μόνο τη ΕΤ, ΕΕ, τη ελληνική οικονομία. Έχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση, ειδικότερα για την ΕΤΕΝΑ. Έχω πει, δεν κατανοώ το όφελο από το κλείσιμο τη ΕΤΕΝΑ από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιο που υπάρχουν εκεί πέρα και να δοθεί το κτίριο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική ακόμα περισσότερο δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίματος της συχνότητα. Και σε, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταπάτησης των συγνοτήτων αυτών από ξένα, από τουρκικα και σκοπιανά τηλεοπτικά κανάλια. Η Earth μπορεί να είναι πλεονασματική, μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και μπορεί να πληρεί τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο Έλληνα πολίτη. Η ΕΡΤ είναι δημόσια περιουσία, αυτό που βλέπουμε η συρρήκνωση και η απαξίωση τη, είναι προς όφελος ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ με το ισχύο νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ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 για την εξαγορά της ΒΕΠΑ η Gazprom. δεν έλαβε παρκής εγγύησης υποστηρίζει η Ρώσικη εταιρεία σε νέο διαγωνισμό θα προχωρήσει η ελληνική πλευρά νέος γύρος διαπραγματεύσε ο Στουρνάρα Τρόικας στο τραπέζι πρόταση για πιλωτική μείωση του ΠΠΑ στην Ασία τα χέρια των τριών πολιτικών αρχηγών, ο κατάλογος με τους οργανισμούς του δημοσίου που κλείνουν. Τρία πλασματικά χρόνια θα μπορούν να αναγνωρίσουν οι υπάλληλοι που μπαίνουν σε διαθεσιμότητα. Ορισμακό του ζώα για το συγενεί του Γιώργου Παπακωνιστανου από καλύπτει φόρμα για πολλών εκατομμυρίων. Άλλη μια λίστα βίων συγκρούσεων και διαδηλώσεων στην Τουρκία. Στην ανταπή δευμάει ορτογάν και ετοιμάζει αν τη διαδηλώσει του. Και τώρα το κεντρικό βελτιό ειδήσεων με την Έλιστάι. Κυρίε και κύριοι καλησπέρα σας. έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στο Οικονομικό Επιτελείο η απόσύψη του ενδιαφέροντος από την Γκάζπρομ για την εξαγορά της ΔΕΠΑ. Με συνέπεια η διαδικασία της ιδιωτικοποίηση να ξαναρχίσει από την αρχή. Αυτή η εμπλοκή συνέπεζε με την πρεμιέρα του νέου γύρου των διαβουλέψεων με την Τρόικα, στον οποίο κυριαρχούν οι απολύσει στο δημόσιο και η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, και οι δανειστέ ζητούν ακριβή στοιχεία για το κόστος των προτάσεων που κάνει η κυβέρνηση. Τώρα στην Τουρκία η βία και το χάος όγουν γίνει συνώνυμα της καθημερινότητα, με τον Ερντογάνα επιμένει να αποκαλεί τους διαδηλωτές, τρομοκράτες και βαντάλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη διάρκεια των αποψών ειδήσων, να ξεκινήσουμε όμως από τις εξελίξει που έχουμε στην οικονομία και το σκόπελο που ανέκυψε στην πώληση της ΔΕΦΑ. Σπονδαρικό με μια πρόοπτη εξέλιξη στο διαγωνισμό, γιατί δεν πάει έκανε η Τρόικα. Μετά την απόσυρση τη Γκάσπρομ, ο διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντο Ασημάκη Παπαγεωργίου, θα επαναπροσχηριστεί. Ενώ λόγω των τελευταίων εξελίξεων, δεν αποκλείεται να επισπεστούν οι διαδικασίε για την πώληση των ελληνικών πετρελαίων. Δεν λάβουμε παρκείς εγγύησεις ότι η οικονομική κατάσταση της Δέπα δεν θα χειροτερεύσει μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η εταιρεία αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες με τους οπλήρωτους λογαριασμού των πελατών της, δηλώσε εκπρόσωπο τη της εταιρείας. Τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει η προσφορά της Αζέρικης ΟΚΑΡ που είναι η μόνη εταιρεία που κατέθεσε δεσμευτική προσφορά για τον πλέσμα. Πλουσία και με καυτά θέματα ήταν η ατζέντα στο πρώτο τέταρτο του οικονομικού επιτελείου με την Τρόικα, χωρί όμω να ληφθεί καμία απόφαση. Επιπλέον στοιχεία για να υπολογιστεί το κόστο τυχόν μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση ζήτησαν οι δανειστέ μετά και το αίτημα που έθεσε εκ νέου το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχο τη κυβέρνηση είναι να ξεκινήσει μια πιλωτική εφαρμογή του μέτρου για ένα εξάμηνο. Ζήτησαν ακόμη λίγα στοιχεία που του παρασχέθηκαν για ένα συγκεκριμένο κομμάτι που θέλουν να αποτιμήσουν για τα ξενοδοχεία. Ο Χρήστος Σαϊκούρας παρουσίασε τα στοιχεία εκτέλεση του προϋπολογισμού από τα οποία προκύπτει ότι το πεντάμινο του πρωτογενές έλλειμμα ήταν 984 εκατομμύρια ευρώ έναντι στόχο για έλλειμμα 4,2 δισεκατομμυρίων. Με τη συμπλήρωση του πρώτου πενταμίνου του έτους διαπιστώνεται ότι η δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας βελτιώνεται. Σε πώς καθίσατε εφικτή η επίτευξη πρωτογενούς πλειονάσματο από εφ στην πρώτη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμα οι απολύσει, αλλά και η κατάργηση και συγχώνευση φορέων του Δημοσίου. Ο ενίος φορούς θα το νομοσχέδιο για τα ενυπόθηκα δάνεια, αλλά και το λάθος που ομολόγησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρωθυπουργό του Λοξενδούμπου και τέος επικεφαλή του Eurogroup Jean-Claude Juncker, Κατόπιν του Αντώνη Σαμαρά. Και την τρίτη θα είχε με την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. la Grèce fut attaquée d'une façon obscène, virulente, condescendante, arrogante, j'étais là pour défendre la Grèce et mes amis grecs. Και donc je suis. « Je suis heureux d'être de retour à Athènes, en Grèce, dans votre Grèce qui est aussi la mienne. » Εκπρόσωπο του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε πω η Γερμανία δεν βλέπει την ανάγκη νέα μείωση του ελληνικού χρέου. Από την άλλη, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ασκεί πιέσει για νέα αναδιάρθρωση του χρέου ακόμη και εντό του έτου. Αξιωματούχο του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών δηλώνει στη Handelsblatt ότι νέο φουρέμα θα μπορούσε να θέσει σε τη συμμετοχή τη Γερμανία στο πρόγραμμα βοήθεια. Την ώρα που ο Πρωθυπουργό κατηγορεί για υπονομευτή τη εθνική προσπάθεια των ΣΥΡΙΖΑ και χιλερτάρια ανεμβίαστο με την ακροδεξιά, προχωρά κάθεκτο στην υλοποίηση τη καταστροφική πολιτική των απολύσεων, των εξωτερικών φόρων και τη διάλυση του παραγωγικού ιστού τη χώρα. Ο κ. Στουρνάρα, αντί να αξιώσει την άμεση και πλήρη αποζημίωση τη πατρίδα μα από την Τρόικα, συνεχίζει να παρακολουθεί αμήχανα τι απαιτήσει των δανειστών για νέα μέτρα. Η επισκέψεις της Τρόικας και Υπουργεία θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Στόχος της κυβέρνησης είναι η διαπραγμάτευση να έχει ολοκληρωθεί έως τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 20 Ιουνίου. Και να δούμε τώρα ποιο είναι το παρασκήνιο αυτής της εξέλιξης, ο Γιώργος Εθνίου μαζί μας. Γιώργο, δεν ξέρω αν το περίμενε η κυβέρνηση, ότι η ρωσική πλευρά Σήμερα θα βάλει τελεσίγραφο και θα πει ότι δεν το παίρνω καθόλου, δεν ενδιαφέρομαι καθόλου, γιατί αν δεν κάνουμε λάθο, ο ισχυρό άνδρα τη Γκάσπρομ είχε έρθει δύο ή φορέ στην Ελλάδα. Είχε έρθει ο κύριο Αλεξέη Μίλλερ, ο, ο πρόεδρο τη Γκάσπρομ στην Ελλάδα. Ε, είχε συναντηθεί και με τον ε, κύριο Σαμαρά στην ε, Μόσχα πέρυσι, mm -hmm. όταν ο πρωθυπουργό είχε πάει εκεί. Ωστόσο, ε, όπω λένε στην κυβέρνηση, ήταν καθαρά ε, απόφαση τη ρωσική πλευρά να μην να προχωρήσει αυτή την επιλογή, ότι τα να πράξει η ελληνική πλευρά, λένε στην κυβέρνηση, το έπραξε με απόλυτη διαφάνεια. Αποδίδουν την επιλογή αυτή της Gazprom σε πιθανές ευρωπαϊκές πιέσεις ότι θα υπάρξει προσφυγή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για ολικοπολιακές πρακτικές κατά των δύο εταιρεών και για τη ΔΕΠΑ λοιπόν θα επαναπροτηρηθεί όπως είναι η πληροφορία στο διαγωνισμό είναι ανοιχτό το πότε μπορεί μέσα στο 2013 μπορεί και στο 2014 και για τα χρήματα που είναι και το ζητούμενο περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ απολογίζονταν ε, από αυτή την ε, αποκρατικοποίηση θα μεταφερθούν για το 2014 Γιώργο αυτό είναι βέβαια τι θα συμβεί η μεταφορά αυτού του που, που προσδοκούσε το οικονομικό επιτελείο να πάρει από την πώληση της ε, ΔΕΠΑ είναι βέβαια ότι θα μεταφερθεί για τον επόμενο χρόνο, γιατί πρέπει να συνενέσει και η Τρόικα. Έτσι. Αυτό, συ... είναι... Αυτό συζητείται αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν. είναι πάνω στο τραπέζι τη διαβούλευση με την Τρόικα και υπάρχουν και τα υπόλοιπα σενάρια, οι υπόλοιπε σχέσει που ακούσαμε και στο βίντεο τη Ραλού Αλεξοπούλου για αντισταθμιστικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ε, ε, ε, ε, χρήματα από την επίσκεψη τη αποκρατικοποίηση των LP. Επίση, η ελληνική πλευρά συνδέει την υπόθεση τη Αζέρικη. Ε, σοκάρι για τη ΔΕΣΠΑ με τον αγωγό φυσικού αερίου TAP και το εμειχόμενο διέλευση από την Ελλάδα ε, καθώς η Εταιρεία είναι η μοναδική εταιρεία που έχει καταθέσει δεσμευτική πρόταση για τη ΔΕΣΠΑ Λοιπόν, αυτές είναι οι πληροφορίες επί των εξελίξεων Θα δούμε λίγο αργότερα και με τον Μπάμπη τον παπα του Τι πληροφορίες έχει από το παρασκήνιο, όπω φτάσαμε μέχρι εδώ και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ Γιώργο. Πάμε τώρα στο μεγάλο τη μουσική. Εκεί είναι ο Μανώλη Σταυρολάκη να μα πει, Μανώλη, το κλίμα και τα όσα είπε ο πρώην επικεφαλή του Eurogroup, ο κυριος Ζαν Κλοντ ο οποίο έτσι κι αλλιώ προηγούμενε μέρε είχε ξυπουργήσει εναντίον του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου για τη θέση του ω προ τι αστοχίε στο πρόγραμμα που δόθηκε στην Ελλάδα την περιλαμβανόμενη και του φορέματος του ελληνικού χρέους. Η κυρία από τον Λέστα Στόιλινγκ να πούμε ότι ερωτήθηκε για αυτό το θέμα αφού μίλησε και είπε αναφορικά για την αναδιάθρωση του χρέου. Ερωτήθηκε αν έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα ή όχι. Δεν θέλησε να τοποθετηθεί από την πλευρά τη Ευρώπη για του δικού του Ωστόσο, ήταν μια σαφέστατη ευθύνη επίση στο ΔΝΤ, τον έζητα ότι δεν είναι ικανή αυτοκριτική στο ΔΝΤ για αυτό το θέμα. Μάλιστα, άσκησε σκοδίρκε και στι κεντρικέ τράπεζε οι οποίε, όπω είπε, έβγαλαν χρήματα από την Ελλάδα αλλά και σε χώρε οι οποίε ανήκουν. Ανίστηκα επιτέθηκαν στην Ελλάδα. Mm -hmm. Το κλίμα, βέβαια, ήταν πολύ θερμό εδώ ε, στην ομιλία του. Μία φράση κλειδί συνοψίζει όλα όσα είπε. Ζήτω η Ελλάδα. Ιδιαίτερα θετικό το κλίμα, ιδιαίτερα θετικά τα σχόλια που έκανε για την προσπάθεια ε, των Ελλήνων πολιτών. Ακόμα και για του βουλευτέ που περνούν τα νομοσχέδια με ταχύτητα του ρυθμού και έχει εκπλαγεί από αυτή την ταχύτητα τη ελληνική πλευρά. Είστε σε καλό δρόμο, πρέπει να συνεχίσετε την προσπά... προσπάθεια και τι δεσμεύσει που έχετε ε, λάβει. Είναι περήφανο που αλλάξαμε όλη τη συζήτηση και τα πράγματα και δεν μιλάμε για Brexit. Θα υπάρξει ανάπτυξη το 2014, θα μπορέσετε να βγείτε στι ε, αγορέ. Βέβαια, αυτό που είπε είναι ότι τον ανησυχεί που οι πολίτε σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να δουν φω στο τούνελ γιατί δεν μπορούν να το δουν καθώ πολλοί πλούσιοι δεν συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Δεν πληρώνουν οι πλούσιοι, είπε χαρακτηριστικά. Υπάρχει μεγάλη παραοικονομία όπω διαπίστωσε και το θέμα τη φοροδιαφυγή και τη μεγάλη του ανησυχία είναι για την ανεργία των νέων Ελληνίων. Από το κουράγιο Έλληνε που είχε προτοπεί ο Όλυ δηλαδή, στάσαμε το έχετε επιδείξει το φοράγιο το οποίο μας είχε συστηθεί προτριετία και ο κύριος Γιούγκερ βλέπει ότι υλοποιείται το πρόγραμμα αποτελεσματικά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Μανώλη για τις α, πληροφορίες και να δούμε τώρα το συνάδελφο, τον Μπάμπη, τον Παπα-Παναγιώτου. Καλησπέρα Μπάμπη. Καλησπέρα. Ε, λοιπόν, αυτό που συνέβη με τη ΔΕΠΑ την παραχώρηση των Ρώσων ήταν κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν το περίμενε ούτε η, η ελληνική κυβέρνηση. Δεν ξέρω ποιο το περίμενε και ποιο το έχει υπόψη του, και να δούμε τι συνέβη. Τι συνέβη από αυτές τις πολύ ένθερμες συναντήσεις που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργό Με τον επικεφαλής της Γκάσπρο, όπως είπαμε και πριν με τον Γιώργο των Εξημείων Και από όλο αυτό το αισιόδοξο κλίμα που υπήρχε Πώς φτάσαμε έτσι σε αυτή την απόλυτη μάλιστα τοποθέτηση των Ρώσων Να λένε ότι δεν είναι η επιστολή του μάλιστα είναι και πάρα πολύ κακή για μας έτσι. Ε, Λοιπόν, έλε, να τα πάρουμε λίγο με τη χειρά Όλα αυτά συμβαίνουν μετά από μια Ρωσική υποχώρηση Καθαρή Ρωσική υποχώρηση. Από τις συμφωνίες, από τις δεσμεύσει και τα όσα είχαν προηγηθεί. Γιατί όπως πολύ σωστά επεσήμανες, τρεις φορές διέβησαν το κατόφιλ του Μεγάλου Μαξίμου, αγώ. ανώτατα στελέχη και της Gazprom και της Ρωσικής κυβέρνησης και μάλιστα, αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων με τον πολιτιπαγώ ήταν να αλλάξουν και σημαντικοί όροι της σύμβασης. Αγώ. Αυτά έγιναν. Ναι. Δεύτερον. Στην κρίσιμη στιγμή που πια έφτανε στο σημείο να καταχαιρεθεί αυτό ο διαγωνισμό, όλα δείχνουν. και υπάρχει και ένα στοιχείο από το ρεπορτάζ που ακούσαμε προηγουμένω και το συζητήσατε, το οποίο θα επιβεβαιώσει ε, κάποιε από τι εκτιμήσει που λέμε. Για μια κρίσιμη μιλές. Θα σου πω. Uh -huh. Στην κρίσιμη στιγμή, λοιπόν, ασκούνται αυστηρικέ πιέσει στο παρασκήνιο, κυρίω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θέτει ζήτημα ότι θα διαρευνηθεί το ενδεχόμενο δεσπόλουσας θέσεις και διαμόρφωση μονοπωλιακών δεδομένων στην, ε, ε, στην Γκάσπρουμ κάτι το οποίο αποθάρινε ευθέως ε, οι Ρώσους. Οι γνωρίζοντες ξέρουν επίσης ότι αυτή η θέση Υπήρχε, δεν είναι κάτι που ανέκυψε. Ναι, αλλά ήταν υποσυζήτηση. Το ερώτημα λοιπόν είναι με ποιο τρόπο θα γινόταν μια τέτοια συζήτηση και διαπραγμάτευση ώστε να αρθούν αυτέ οι επιφυλάξει που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ελλή, οι, οι συζητήσει προχώρησαν και είχαν φτάσει στο σημείο και περιμέναμε την κατάσταση συντεσμευτική πρόταση από την Κάρτσρομ και τις ΙΤΕΣ όταν πια είχαν αποσαφινιστεί σε μεγάλο βαθμό αυτά. Τρίτο στοιχείο το οποίο θέλω να σημειώσω mm -hmm. ότι στην κρίσιμη στιγμή και μετά από αυτέ τι πιέσει ο Πούτιν επέλεξε να μην συγκρουστεί με τη Μέρκελ. Είναι προφανές ότι σε αυτή τη φάση τα συμφέροντα τα ρωσικά με τη Γερμανία και με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώ είναι πολύ μεγαλύτερα και πολύ περισσότερα από αυτά που αφορούσαν τη ΔΕΠΑ Από αυτό, αυτό έχει έχουμε... μέχρι να φτάσουμε στην επιστολή της ρωσικής πλευράς mm -hmm. η οποία μιλάω λίγο πολύ για μια εταιρεία η οποία είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στην αποκρατικοποίηση mm -hmm. γιατί έχει πολλά βάρια σάθεις κλπ υπάρχει μια είναι... απόσταση Θα με συγχωρήσεις αλλά αυτά μου θυμίζουν λίγο μετά χρησιμοπροφήτες και οι δικαιολογίε οι οποίε ναι. θα πρέπει να προβληθούν προκειμένου να δικαιολογηθεί η αποτυχία του εγχειρήματο. Είναι καθαρά τα πράγματα. Από την πλευρά τώρα, τώρα αυτό που σου είπα προηγουμένω, το οποίο βεβαιώνει η ευκολία και η αμεσότητα με την οποία φαίνεται ότι ανταποκρίνεται η Τρόικα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι αφορά τη μεταφορά τη τρύπα του ενό δι που προκέπτει από τη μη πώληση τη ΔΕΠΑ και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τη ΔΕΣΦΑ στο 14. συνιστά ομολογία τη εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το... Στο να μην δηλαδή, Η πληροφορία σου είναι ότι τα χρήματα τα οποία υπολογίζαμε ότι θα, τα θα τα μεταφερθούν για το 2014. Από την ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΠΑ, ότι είναι δεδομένο πω η στην συνενεί να μεταφερθεί. Δεδομένο πω. Δεν το ερώτημα δεν είναι τυχαίο. Γιατί αν δεν μεταφερθούν, θα μείνουμε με μια τρύπα ενό ενάμιση μήκου. Για καινούργια μέτρα πάμε. Αποσκέψτε ανάγκη καινούργια μέτρα. Αλλά επειδή το κλίμα είναι αυτό το οποίο είναι, τα δεδομένα είναι και μην ξεχνάμε και τη σύγκρουση η οποία είναι εξέλιξη μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει μια απόφαση για μεταφορά αυτού του ποσού για το 2014. Ε. Ε. Αυτό όμως, εφόσον συμβεί στην πράξη και για να μην, έτσι, μην χάσουμε και τη λογική μας, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει τι έχει γίνει γνωρίζει ποια ενδεχομένως η δικιάτηση είναι στο, στο να μην προχωρήσει η ε... Or... Γκάλστρομ στην υποβολή πρόταση και επομένω αναλαμβάνει σε εισαγωγικά το μερίδιο τη ευθύνη που τη αναλογεί. Ωραία, αυτό είναι το ένα σκέλο των πραγμάτων. Το άλλο σκέλο των πραγμάτων είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα βέτο στον τομέα αυτό, προπήρχε, δεν ήρθε αυτό το βέτο. Η κυρία Μέρκελ δεν θέλησε να προχωρήσει σε αυτό. Ενώ γινόταν η συζητήση με τη ρωσική πλευρά. Το ερώτημα είναι. Γιατί δεν και αυτό είναι θέμα. Ε Κάτι yeah. θέλουν. Αυτό το οποίο μπορεί να διαπιστώσουν οι ότι θέλουν να πάνε. Δεν παίρνει ενδιαφέρον από κάποια ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή εταιρεία. Απλά το σταματήσαμε. Ενώ ε, μιλάνε για υλοποίηση του προγράμματο, μιλάνε για ανάγκη ιδιωτικοποιήσεων. Ενώ κάθε τρει και λίγο μα θέτουν πρώτον ευθυνών μα που δεν τι κάνουμε αυτέ τι ιδιωτικοποιήσει και δεν υλοποιούμε το πρόγραμμα. Μα είμαστε σε μια εποχή είναι που δεν κάνουμε λογική και παραλόγου εδώ πέρα. Δεν κάνουμε για τα λάθη ή τι άκομψει κινήσει που γίνονται από την πλευρά κάποιων. Mm. Πλευρών τη Τρόικα, έτσι μην, δεν μπορούμε να εντυπωσιαζόμαστε. σω επειδή δεν εμφανίστηκε στο προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού κάποια ευρωπαϊκή εταιρεία μεγάλη να διεκδικήσει την ΔΕΠΑ, ίσω τη βρούμε σε δεύτερη φάση. Μα πηγαίνουμε λοιπόν έτσι τα πάντα. Πάντω με αφορμή ναι. αυτό, γίνει και ένα άλλο συμπέρασμα. Έχω την αίσθηση ότι ναι. μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα δύο φορέ οι Ρώσοι απέδειξαν εμπλάκτω και με σχετικά οδυνηρό τρόπο θα έλεγα για τον Ελληνισμό ότι δεν μπορούν να νοούνται όσοι αναλλακτικοί λίγο καταθήλοι. καταφύγιο. στην Περίπροτη Πέρι... ήταν η ήπρο. Κύπρος και yeah. δεν φορά τώρα. Μπροστά δηλαδή στα δικά τους πολύ μεγαλύτερα και υπέρτερα συμφέροντα δεν είπαμε ότι εμεί θα πάμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Πλώτα, αυτό δεν έχει εντυπωσιακό. Είναι απόλυτο γιατί. το λέω για να έχουμε και μια συνέχεια. ο του, του το πέρα. Το ναι, γι' αυτό λέω ότι εντυπωσιακό είναι ότι έφτασαν τρει φορέ να περάσουν mm. το κατόφλι του μεγάλου Μαξίμου, να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο και ένα κλίμα. Και ξαφνικά mm. βρήκαν ότι η εταιρεία δεν αξίζει βάση τη επίσημη ανακοίνωση του. Εμπάσχετο θα δούμε πως έχουν τα πράγματα και ελπίζουμε καταρχήν ότι η τρύπα που δημιουργείται θα, ε, θα επιβαρύνει το 14 θα επιβαρύνει και βλέπουμε το... 13... και, και δεν θα επιβαρύνει και το 14 έτσι, ε, γιατί ε, αν, αν... προσδοκά από μια ιδιωτικοποίηση πρέπει να τα πάρεις από μια ιδιωτικοποίηση αφαιρώ, αλλιώς πάρεις και το τομείς και να μην απαξιωθεί η εταιρεία αυτή συγκεκριμένη πάντως σε μια φάση που είχε αρχίσει το success story να αποκτά μια μεγαλύτερη διάσταση και σταθερότητα να. και από την άλλη να, η Ελλάδα δηλαδή, να προβάλλει, να προβάλλει ε, σαν επενδυτική ευκαιρία να ε, μα... υπάρχουν κάποια συνέπεια Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Μπάμπη. Και τώρα à... να δούμε το σημείο καμπή τη διαβουλεύση με την Τρόικα. Όπου αυτό το σημαίνει αποχωρήσει από το δημόσιο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε, ο αρμόδιο υπουργό, ο κ. Μανιτάκη, ενημέρωσε ήδη του δανειστέ μα ότι η απόφαση για του φορεί που θα συμβοληθούν ή θα καταργηθούν θα ληφθεί από του πολιτικού αρχηγού. Προωθείται εν μεταξύ και μια ρύθμιση με την οποία πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα μπορούν να εξαγοράσουν μέχρι τρία πλασματικά χρόνια και να πάρουν μειωμένη σύνταξη. Επίστωση χρόνου ζήτησε από την Τρόικα ο Αντώνη Μανιτάκη για το νέο πρόγραμμα διαθεσιμότητα 12.500 υπαλλήλων, καθώ δεν έχουν συγκεντρωθεί ακόμα όλα τα στοιχεία για του φορεί κάτω από την γενική κυβέρνηση. Όσον αφορά τι άμεσε απολύσει από τι καταργήσει των οργανισμών, παρέμβαση στον Πρωθυπουργό, δηλώνοντα πω από την πλευρά του Υπουργείου η μελέτη σκοπιμότητα είναι έτοιμη. Η μελέτη σκοπιμότητα για την κατάργηση 20 οργανισμών είναι έτοιμη και έχει φύγει από το Υπουργείο. Η εφαρμογή τη είναι θέμα πολιτική απόφαση. Το τραπέζι έπεσε και το πρόγραμμα εθελούσια συνταξιοδότηση που δώθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση Θα αφορά μόνο όσους πεθόν σε διαθεσιμότητα Αυτοί θα μπορούν να εξαγοράσουν έως τρία πλασματικά χρόνια Είτε να εξαγοράσουν δύο χρόνια και να μένουν για δώδεκα μήνες με μισθό διαθεσιμότητα το κόστος για τους εργαζόμενους υπολογίζεται περίπου σε 11.000 ευρώ για την τριετία, καθώς θα πρέπει να πληρώσουν και τι εργοδοτικέ εισφορές για το εφικουρικό, τα εφάπαξ και τα μερίσματα, δηλαδή το 21,67% των συντάξιμων αποδοχών τους. Τα χρόνια που θα εξαγοράσουν θα μετρήσουν μόνο για τις του δικαιώματος σύνταξης και όχι για την αύξηση του ποσού της σύνταξης. Πάντως όσοι φύγουν με εξαγορά χρόνων θα την στις 15.000 απολύσεις. Όταν αναγκάζεται όμως με απόφαση της κυβέρνησης να φύγει από την υπηρεσία του, τότε ο φίλιος του εικογράτης του κράτος αν πράγματι το ότι έγινε λαό και πρέπει να του υπερασπιστεί, ότι πρέπει να του πληρώσει αυτά που πληρώνει αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους και όχι να χρειώσει στον, ε, ε, στον ίδιο ο Υπουργείο Εργασίας θα προσληφθούν τελικά οι επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠΕ στην Αγροτική Τράπεζα που είχαν προσληφθεί στο ΊΚΑ αλλά πουλήθηκαν μετά από απόφαση του ΕΣΕΠΗΣ. Για να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το θέμα τη λίστα Λαγκάρ. Τα μέλη τη Προανακριτική Επιτροπή πήραν το πόρισμα του ΔΟΕ που αφορούν τα οικονομικά των συγγενών του κ. Γιώργου το τα ονόματα των οποίων, όπω θα θυμάστε, είχαν αφαιρεθεί από τη λίστα Λαγκάρτ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε, οι δύο οικογένειε ελέγχονται για φοροδιαφυγή από το 1997 μέχρι το 2011 και του επιβλήθηκε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ. Η μαύρη τρύπα ύψος 6,3 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε το ΣΔΟΕΣ τα οικονομικά των τεσσέρων συγκινών του Γιώργου Παπαποσταντίνου, στοιχείο που της ακόμη περισσότερο την ποινική θέση του Πρωινουπουργού. Πρόκειται για τους Ανδρέα Ρωσόνη, Σημειώνση και Αρίδη, Ελένη και Μαρίνα Παπακοσταντίνου οι οποίοι ελέγχονται για απόκριψη φορολογητές ύλης. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγξηκαν κατά προτεραιότητα από το ΔΟΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αδύλωτες καταθέσεις και κατ' επέκταση αν ωφελήθηκαν από το γεγονός ότι τα ονόματά τους σβήστηκαν από τη λίστα. Τα ευρήματα των ελεγκτών είναι αμήλικτε καθώς δείχνουν ότι οι συγγενείς του κυρίου Πάπα Κωνσταντίνου δεν κατάφεραν να δικαιολογήσουν φορολογητέα αήλη που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια. Το στοιχείο αυτό μπορεί να μετατρέψει και το αδίκημα της νόθεση σε κακούργημα ενώ υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Παδωποσταντίνου ελέγχεται και για το αδίκημα της απιστίασης σε Βαθμό κακουργήματος. Πιο αναλυτικά μετά και τις εξηγήσεις που κλήθηκαν να δώσουν στους ελεκτές το μη δηλωθέν εισόδημα είναι Ρωσόνης Ανδρέας 1.457.210 ευρώ, το Πουσταντίνου Μαρίνα 193.499 ευρώ και αρήνθη μεών 1.666.318 ευρώ και παπακοσταντίνο Ελένη 2.987.660 ευρώ. Οι συγγενεί του κυρίου Παπακοσταντίνου δεν αναγνωρίζουν το πόρισμα του ΔΟΕ και υποστηρίζουν ότι δεν του δόθηκε επαρκή χρόνο για να δικαιολογήσουν τα ποσά των καταθέσεων του. Διαβάζουμε στα μέσα για πόρισμα φορολογικού ελέγχου. Δεν μα έχει κοινοποιηθεί. Η διαδικασία ελέγχου έχει διεξαρθεί σε ρυθμό στρατοδικείου. Για τη συλλογή στοιχείων των ΣΔΟΕ χρειάστηκε 5 μήνε. Η απάντηση, μα δόθηκαν μόλι 10 μέρε και ζητήθηκε η απάντηση για ζητήματα εκτινόμενα σε βάθο ετών πολλών. Μα δηλώθηκε εγγράφο ότι πριν κλείσει η διαδικασία θα αντικρούσουμε και προφορικώ κάθε τυχόν αιτίαση. Προσφερθήκαμε. Ακολούθησε παράνομη άρνηση. Αφαιρεσίε συμβαίνουν το φερόμενο πόρισμα και τα μέσα τι πολλαπλασιάζουν. Επιφυλασσόμασταν κάθε δικαιώματό μα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, σημειώνουν οι συγγενεί του Γιώργου Βαποσταντίνου. Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με τη Βουλή και με τη Χρύσα Τυρουμελιώτη. Καλησπέρα Χρύσα. Καλησπέρα. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο κύριος Γιώργος Παπα-Κωνσταντίνου παίρνει το φακέλο στα χέρια του και θα πάει ξανά τη Δευτέρα στην Επιτροπή. Πες μας, λοιπόν πώς εξελιχθούν τα πράγματα και προς ποια διεύρυνση κατηγορίας. Προσανατολίζεται η Επιτροπή για τον κύριο Παπαδοποσταντίνο. Σήμερα έκανε μια πρώτη συζήτηση επί του πορύσματο η Επιτροπή. Ο δικηγόρο του κ. Παπαδοποσταντίνου πήρε τη δικογραφία. Είναι 15.000 σελίδε μόνο τα πρακτικά τη προανακριτική. Ω τάξη μεγέθου το λέω αυτό. Του δώθηκε λοιπόν η προθεσμία που ζήτησε μια εβδομάδα ώστε να μελετήσει τη δικογραφία και συνεπώ έρχεται στην Επιτροπή την επόμενη Δευτέρα. Από αύριο όμω καλούνται οι παδέλφε του κ. και οι συζυγοί του να καταθέσουν στην Επιτροπή οι τρει εκ των οποίων έχουν πειθεί ω ύποπτοι από τον εισαγγελέα, mm. είναι πολύ πιθανό λοιπόν να αρνηθούν να καταθέσουν όπω έκαναν και την προηγούμενη φορά. Mm. Η μία εκ των τεσσάρων δεν έχει πειθεί, είναι αυτή με τη λιγότερη φοροδιαφυγή με τα 153.000 ευρώ. Ε, κατά τον κύριο Μαρκογεννάκη, δεν υφίσταται θέμα mm. για τη συγκεκριμένη, εφόσον δεν έχει κληθεί από του ε, ε, εισαγγελεί να μην έρθει στην Επιτροπή. Mm. Ωστόσο, αυτό που ισχυρίζονται οι δικηγόροι των τεσσάρων είναι αυτό που ακούσαμε Προηγουμένω και στο βίντεο, ότι δηλαδή δεν είχαν το χρόνο ούτε να προσθέσουν τα στοιχεία, αλλά δεν του δόθηκε το δικαίωμα ούτε να προφορικώ να αντιχυρούσουν τι κατηγορίε. <demais> Όπω επίση ε, και το γεγονό ότι δεν του έχει κοινοποιηθεί ακόμη το πόρισμα. <messim> Τώρα ο κ. Μαρκογιανάκη, όχι μέσα στην Επιτροπή, αλλά σε συζητήσει, εξέτρωσε και πάλι την άποψη την οποία είχε ε, ε, αναπτύξει και στην Ολομέλεια όταν συζητήσει το προσφάτω. Ε, η διεύρυνση του κατηγορητηρίου του κ. Παπαποσταντίνου, ότι δηλαδή ε, η κατηγορία της κατησία στην υπηρεσία θα μπορούσε να διευρυνθεί και με την κατηγορία της κατάσχεση του δημοσίου. Επιβαρυντική κατηγορία αυτή, αλλά ούτω ή το μέγεθο τη χώρα. Δηλαδή τα 6,3 εκατομμύρια μετατρέπουν όλε τι κατηγορίε σε σας Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Τουρκία όπου θέατρο Βία έγιναν για ακόμη μια νύχτα οι δρόμοι και οι πλατείες των μεγάλων πόλεων της Τουρκίας. Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν με πολύ δυναμικό τρόπο την παρέτηση του ταγί Περντογάν και βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι με κλώμεις, πλαστικές σφαίρες και αντλίες νερού. Ο ίδιος τώρα ορθορκός πρωθυπουργός μίλησε πάλι για βάνδαλους και τρομοκράτε, Αυτές τι θέσεις του όμως δεν φαίνεται ότι τις ημερίζονται κορυφαία στελέχη από το κόμμα του. Το διαθέσιμα μέσα αντίλε νερού πλαστικές σφαίρες και γλόβια, δυνάμεις, τα κρυγόνα πλαστικέ φέρε και κλώδια δημιουργικέ δυνά στα αποθούν του αντικειβαιτικού διαδηλωτέ. Η άγειρα είναι και πάλι με δύο μάχη και στην Εθνόρτα έχει κοντά στην Αμερικανική Σεσβία διαδηλωτέ που λογο πούλε άκρη. με πέτρε και βόμβε μεσολόδο. Το ελληνικό είναι παρόμοιο και η πλατεία σε άλλη μια μεγαλειώδη διαδήλωση κατά του <συσίλια> το των διαδηλώσεων Βίδι, τα Άδωνα, η Αδριανούπολη και το εκεί. <συσίλια> Η θύμα σε εικονε του απο την 1 η ιουνιου φαινονται στην ενα πολλε αερα και μονο το 27 εδαφο να η οικογενεια του μετά από ένα σταυροδίκαιο ένταση, κατά το οποίο ο Τούρκο έδειξε τη δύναμή του, διοργανώνοντα αλλεπάλληλε ομιλίε μπροστά σε το τα επόμενα βήματα. Ο Τούρκο ότι η υπομονή του τελειώνει, αποκαλώντα του διαδηλωτέ βάνταλου και ωστόσο κάνουν για τα όσα έχουν τα Bir kısmını son yumruğu verdik. Heva falan yumruklukla değil, kalp kıvasıyla. Dilehim de uyarması lazım. Kontrol edilmesi lazım. Ne yapıyoruz? Ta λέει ο Παρά την πρωτοφανή κρίση που αντιμετωπίζει η Τουρκία, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν κανονικά στη Μερσίνα η Μεσογειακή Αγώνα που θα φιλοξενήσουν αθλητές από 23 χώρες. Υπαν πάμε στην Κωνσταντινούπολη να συναντήσουμε την ανταποκρίτηριά με την Αριάννα τη Φερεντίνου. Αριάννα καλησπέρα. Είναι αρκετά ήσυχα τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανείς δεν γνωρίζει όμως ποτέ αυτή την ώρα τι πρόκειται να εξελιχθεί τη διάρκεια της βραδιάς. Πες λοιπόν πως έχουν τα πράγματα γιατί είδαμε ήδη ότι ο κύριος Ερντογάν παραμένει στις σκληρές του θέσει απέναντι σε όλα τα σημεία τα οποία θέτουν οι διαδηλωτές αλλά πολλά στελέχη και από το κόμμα το οποίο και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Μγιούλ, διαφοροποιούνται. Ε, ναι, διαφοροποιούνται, όμως έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και ενδεχονάρως δεσάρεστη εξέλιξη το, την τελευταία στιγμή όταν ο πρόεδρος Γιούλ ύστερα από αρκετές ημέρες από αρκετά σενάρια και αρκετές προβλέψεις τελικώς Ενέκρινε την, την ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη νομοθεσία για την απαγόρευση του αλκοόλ. Η είδηση ε, ε, ήρθε πριν από λίγα λεπτά ε, ε, και ε, το νομοσχέδιο είχε εκριθεί από την, από την mm -hmm. Εθνική Συνέλευση, όμω είχε προωθηθεί, όπω γίνεται, πριν από τον κύριο στον πρόεδρο. Ο πρόεδρο πρόκειται να, να την διαβάσει, να την εξετάσει και μετά να την εγκρίνει ή να την απορρίψει. Η Αριάνα, αυτό θεωρείται αυτή δημιουργεί δημιουργεί είναι... έγκριση από την πλευρά του Προέδρου στο ζήτημα της απαγόρευσης του αλκοόλ, που είναι ένα στοιχείο ισλαμιστικής κατεύθυνσης. Ε, θεωρείται ότι θα πυροδοτήσει τι αντιδράσεις των διαδηλωτών και άλλων. Ναι, αυτό ακριβώς, διότι αυτό ήταν ένα από τα αιτήματα των διαδηλωτών ε, και ας μην ξεχνάμε ότι η πλατεία Ταξίν είναι το κέντρο της ψηγαγωγίας ε, και τις εστίασης για, το, για, για την Κωνσταντινούπολη αλλά και για τον τουρισμό. Ε, είναι κάτι ε, το οποίο είχε, είχε, είχε προκαλέσει τρομέρες αντιδράσεις τόσο εκ μέρους των διαδηλωτών, όσο και εκ μέρους των επιχειρηματιών και των ευθυατορίων ε, και κανένας δεν περίμενε ότι ύστερα από όλη αυτή την ε, ε, όλο αυτή ε. την αντίδραση, ενδεχομένως ο πρόεδρος Τζιλ όντας και πιο διαλεκτικός, θα, ε, δεν θα ενέκρινε την νομοθεσία αυτή. Όμως, αυτό έγινε και ασφαλώς αυτό θα πυροδοτήσει ένα νέο κύμα αντιδράσεων εκ μέρους των διαδηλωτών. Ε, ε, Επίση, μια άλλη πολύ ε, σημαντική εξέλιξη που είχαμε την τελευταία μισή ώρα είναι ότι ο, ε, ο Πιλέν και της κυβέρνησης, yeah. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, ο οποίο είχε αντικαταστήσει ε, τον Πρωθυπουργό Ρεμπντοάν όταν εκείνος έλειπε. Ε, ε, έκανε συνέντευξη τύπου πριν από λίγο και η οποία ε, ήταν το αποτέλεσμα μια μακρά, πολύ μακρά ε, συνεδρία του, του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη πρώτη συνεδρίαση μετά την επιστροφή του Ερντογάν, ε, είπε λοιπόν ο Αρίντ ότι μετά από 6,5 ώρε του Υπουργικού Συμβουλίου, yeah. ότι, ο, ότι τα ο Ερντογάν. Θα περιμένει, έδωσε ραντεβού με όλου του εκπροσώπου των διαδηλωτών. Από την πλατεία Ταξίμ την Τετάρτη. Τετάρτη το πρωί του περιμένει για να μιλήσουν για να υποβάλουν τα αιτήματά του όπω είπε και για να βρουν κάποιο, ε, κάποια λύση, κάποιο, κάποιο τρόπο ναι. για να μπουν. Λέω με τα Αριάνα ότι αυτό είναι το μεσαίο σημείο, για να το πω έτσι, των ναι. τοποθετήσεων ή τη τακτική του κ. Ερντογάν. Μια συνάντηση έτσι ώστε να τα βρουν, γιατί όλοι αναμένουν με αρκετή αγωνία το τι θα γίνει. Σαββατοκύριακο, που ο κύριο Αντογάν έχει καλέσει ήδη του δικού του να παραταχθούν και αυτοί στι πλατείε σε μια επίδειξη το πούμε έτσι δύναμη. Για να δούμε λοιπόν πώ θα εξελιχθούν. Uh, μια, μια πολύ μικρή παρατήρηση ήθελα να mm. κάνω. Στην, ε, ε, στη συνέλευση τύπου του Αρρήμ, ο Αρρήμ συμπλήρωσε mm. ότι ο εδώ και στο εξή δεν θα επιτραπούν οι παράνομε διαδηλώσει. Τώρα, τι εννοεί με το παράνομο. Ε, αν θέλετε, όλε παράνομε είναι, ε, mm. αλλά και πώ θα γίνει η διαφοροποίηση, mm. και αυτό θα το δούμε για το πώ θα γίνει η αντιμετώπιση τη από την κυβέρνηση. Ωραία, Αριάννα, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τι πληροφορίε. Θα είμαστε συνεχώ σε επαφή για να δούμε πώ θα εξελιχθεί και αυτή η βραδιά. Για να δούμε τώρα τον Γιώργο τον Καπόπουλο. Να δούμε και λίγο πίσω από αυτά που συμβαίνουν, Γιώργο. Γιατί βλέπουμε εδώ ότι τα πράγματα καταρχήν δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν και το ραντεβού του κύριο Ερντογάν συντετάρτη με τους προσώπου των διαδραστών της πλατείας ταξίμ, λέει κάποια πράγματα, αλλά μπορεί να μην λέει και τίποτα, γιατί πολύ απλά. Ε, αν κανεί ζήσει την ατμόσφαιρα τη παιδεία στα ξύματα, τι εικόνε, πιάσει το σφυγμό του πλήθο, είναι αμφίβολο αν μπορούμε να πούμε ότι η όποια επιτροπή ή όποιο αντιπρόσωπο εκπροσωπεί αυτό το ετερόπλητο πλήθο που είναι η μεσαία αστική τάξη τη Κωνσταντινούπολη, η νεολαία. Μια νεολαία που όταν ο, ο Ερδογάν συγκρουόταν με του στρατηγού πριν από έξι χρόνια ήταν παιδιά και είναι μια, ένα αθόρμητο λαϊκό κίνημα το οποίο κανείς δεν μπορεί να διακριθούσει το αντιπροσωπεύει ούτε η ατυγή τη Αντιπολίτευσης, του Πιλιδάργλου και ο Μπαχσελή ούτε η Ότια Επιτροπή Οικολόγων και Προστατών του Περιβάλλοντος που ξεκίνησε τη διαμαρτυρία. Τώρα α... ό,τι αφορά Γιώργο, είναι αυτονομημένες ο σοπό... κόσμος ο οποίος διαδηλώνει στις α, πλατείες των μεγάλων πόλεων μας λες. Ναι. Ε, το ερώτημα τώρα είναι Πώ ο κύριο Σερντογάν παίρνει σε δύο ταμπλό από τη βλέπουμε, γιατί η κίνησή του να ζητήσει, καταρχήν δεν έχει κατεβάσει τους τόνους, έτσι. Ε, είναι οξύ απέναντι στους διαδηλωτές, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί του ίδιους χαρακτηρισμούς. Βάνδαλη είναι η καθημερινή έτσι, χρήση του όρου. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί τους καλεί σε ένα διάλογο τη στιγμή που έχει αποφασίσει ότι την Κυριακή θα κατεβάσει το δικό του κόσμο στις πλατείες και συνδυάζοντα το με αυτό που είπε ο Αντιπρόεδρος ότι θα απαγορευτούν οι παράνομες διαδηλώσεις το ερώτημα είναι που πάει, μπορεί να πάει σε μία πιθανή σύγκρουση στους δρόμους στους Για έναν, είναι... έμπειρο... έναν έμπειρο πολιτικό στα τον Ερδογάνη είναι αδύνατο να μην έχει σχεδιάσει τη συνάντηση της Τετάρτης, να μην έχει δηλαδή Τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο, σχεδιάσει κάποια προσφορά ή κάποια υποχώρηση που να φέρνει σε δύσκολη θέση την Επιτροπή που θα συναντήσει. Από την άλλη μεριά, η κλιμάκωση, η σκλήρινση, αποβλέπει στη συσπήρωση τη εκλογική και τη κομματική του βάσης, γνωρίζει ο Ερντογάν ότι έχει την πλειοψηφία, όπως την πλειοψηφία την είχε αυτό το ρεύμα, το συντηρητικό κεντροδεξιό, με λίγο ή περισσότερο Ισλαμισμό από τότε που η Τουρκία θα τύργησε τον μονακοματισμό το 1946 και έγιναν οι πρώτες εκλογές εκλογέ το 1950, δηλαδή πολιτικοί Αντομεντερέτς, τον Ντεμιρέλ, τον Οζάλ, τον Ερμπακάν Ερβα... τον, τον έλεγα και τον Ερντογάλ είχαν πάντοτε την πλειοψηφία, εκπροσωπούνε τη σιωπηλή πλειοψηφία τη βαθιά Τουρκία της Ανατολίας, τη βαθιά Τουρκία Ανατολίας. λοιπόν τη βάση του. Και νομίζω mm -hmm. η διέξοδο που θα δώσει, αν αυτό μπορεί να λεστεί διέξοδο. είναι η πρόορη προσφυγή στις κάλπες παρόλο που επιμένει να λέει ότι θα γίνουν κανονικά τα 2-2-3-4. είναι κάτι στο οποίο επιμένει σε σησί, yeah. ότι θα προσφύγει στις κάλπες. Το ερώτημα είναι ότι η προσφυγή στις κάλπες μέσα σε ένα κλίμα όξιν της κέντρασης. Ε, έχει απρόβλεπτα χαρακτηριστικά. Ε, αλλά θα μου πείσεις ότι αυτή τη στιγμή απρόβλεπτο και χωρίς να ελέγχεται είναι το όλο ζήτημα και όλες οι εξελίξεις. Ε, αυτή η τάση του Πρόεδρου, του κυρίου Γιούλ, στο συγκεκριμένο σημείο που αφορά την απαγόρευση του αλκοόλ, κάτι το οποίο κατέβασε και τους νέους ανθρώπους στο δρόμο, που δείχνει την επιστροφή στο Ισλαμιστικό ε, πλαίσιο. Ε, σημαίνει κάτι, σημαίνει ναι, ότι συμπαρατάζεται τελικά η πολιτική ηγεσία σ... με τον κύριο Ερντογάν προ αυτή την κατεύθυνση Σημαίνει ότι ο πραγματικός και μόνος θα διαμφυγηθεί ως ηγέτης του κυβερνόντος είναι ο Ερντογάν ναι. και ότι ο κύριος Μιούλ παρά το πολιτιακό του αξίωμα είναι ο πρόεδρος του Δημοκρατίας και ο κύριος ναι. Σααρίνης είναι υφαρισμόν 2 και 3 του κύριο Ερντογάν σε ό,τι αφορά το αλκοόλ να δώσουμε την δεν απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ. Απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ από σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ από τις 10 το βράδυ μέχρι τι 6 το πρωί. Κάτι... Αυτό... Ε, αυτό είναι το πρώτο μέτρο που γίνεται. Α. Η τρίνα, πριν από 15 μέρε, μια παγόρευση στα αεροσυνοδού τη Τέρκη Ερλάιν να βάφουν τα νύχια του. Είναι πρωτόγνωρα αυτά τα πράγματα. Α. Όλα αυτά είναι μικρά βήματα ναι. Προς μια πιθανή ολοκλήρωση ναι. των μέτρων αυτών. Αυτό που μπορεί να πει κανεί ότι αν γίνουν πρόορε εκλογέ, ή αν συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση, η ατμόσφαιρα θα γίνει εμφυλιοπολεμική. Είναι δύο Τουρκίε πολλωμένε, η κάθε μια με τι αξίε τη θρησκευτικέ. Ε, να... Για προσωπικέ σχέσει, για αξίε ζωή που η μία ε, βαδίζει τον, τον πληροφορικό τη δρόμο, γυρνώντα την πλάτη προ την άλλη λοιπόν. και με τοπική αντιπαρά. Για να δούμε λοιπόν πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κάτι να... που δεν είναι καλό για μα, ε. δεν μα συμφέρει μια Τουρκία αποσταθεροποιημένη. Όχι, αυτό είναι βέβαιο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μέρε τώρα να... που το συζητάμε και θα έχουμε και άλλε για να το ξανασυζητήσουμε. Γιατί τα πράγματα, όπως είπαμε, δεν τελειώνουν στην Τουρκία εύκολα. Ε, πάμε τώρα να δούμε κάποια από αυτά τα στοιχεία, τα οποία φέρουν αντιμέτωπες αυτές τις δύο Τουρκίες, όπως ε, μασίπες είπε, και είναι τα ζητήματα τα οποία καταβάζουν τους διαδηλωτές στον δρόμο και σκληραίνουν τη στάσεις του Ταγίου Περντογάνου. Οι αντικυβερνητικέ διαδηλώσει έδειξαν ότι το κυβερνών κόμμα τη δικαιοσύνη και τη ανάπτυξη έφεσε τίμα τη δική του επιτυχία. Από το 2002 που ανέλαβε την εξουσία, οδήγησε την Τουρκία σε οικονομική ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα. Δημιούργησε μια μεσαία τάξη που με την τύπο τη δεν ασπάστηκε κατά ανάγκη την ιδεολογία του πολιτικού Ισλάμ, αλλά συμμερίστηκε το όραμά του για μια δημοκρατία όπου εγγυηθεί θα ήταν οι πολίτε και όχι ο στρατό. Τώρα όμως η μεσαία αυτή την τάξη αμφισβητεί δυναμικά, τον τρόπο διακυβέρνησης και την πολιτική κυριαρχία του Erdogan. karışıyor her Δεν από το 2002 και μετά η δημόσια ζωή της χώρας ισλαμοποιείται. Στην Τουρκία του Erdogan απαγορεύεται η πώληση και κατανάλωση του αλκοόλ από τις 10 το βράδυ ω τις 6 το πρωί. Έχει ποινικοποιηθεί η μυχία. Έχει αρχίει η απαγόρευση της ισλαμικής μαντήλας σε δημόσιους χώρους και προωθείται η απαγόρευση του φιλίου δημοσίω. I'm dude, so I can decide time I can drink it. I can say what I can Παραμένοντας στους δρόμους, τα παιδιά της μεσαίας τάξη απορρίπτουν το επιχείρημα του Τούρκου Πρωθυπουργού πως η δημοκρατία εξαντλείται στις εκλογέ. Ο Ρεντζέπτα Γη Περτογάν, έχοντας αναδείξει την Τουρκία στην πρώτη μουσουλμανική χώρα με μεσαία τάξη, έχει τώρα την ευκαιρία να την καταστήσει πρώτη χώρα στον αραβικό κόσμο με ουσιαστική δημοκρατία. Και να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μα, όπου μήνα με το μήνα μεγαλώνει η λίστα των δανείων που μπαίνουν στο βασί κόκκινο. Η Τρόικα πιέζει να ξεπαγώσουν οι πληστηριασμοί για την πρώτη κατοικία και προτείνει μάλιστα αυτό να γίνει από τον ε, ερχόμενο Αύγουστο. Παρ' αυτά, ο Υπουργό Ανάπτυξη, απαντώντα ένα αίτημα νέα παράταση που έβαλε το Πασόκ και η Δημαρ, παρέθεψε το θέμα για συζήτηση στο τέλο του χρόνου. Αδερφού. Νέα τροπή παίρνει το θέμα της απελευθέρωση των πληστηριασμών. Με το Πασό και την Δημάρ να ζητούν παράτοση της αναστολής των πληστηριασμών έως το τέλος του 2015. Ο Υπουργός Ανάπτυξη και ότι υπάρχει ρύθμιση που παγώνει τους πληστηριασμούς έως το τέλος του 2013. Παρέμβαση τη συζήτηση δύο μήνε πριν την εκπνοή τη προθεσμία αυτή. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί αργότερα, αφού έχουν υπάρξει και όλες τι συνεννοήσει, όπως προβλέπει άλλο και το μνημόνιο με την Τρόικα. Και να είστε βέβαιοι, το λέω στου συναδέλφου που κατέθεσαν την τροπολογία, ότι φυσικά. Όλε οι απόψει θα ληφθούν Την ίδια ώρα μήνα με το μήνα μεγαλώνει η λίστα των στεγαστικών που μπαίνουν στο βασί κόκκινο. Χιλιάδες δανειολίπτες αναζητούν σαν είδα σωτηρία στις καταναλωτικές οργανώσεις αφού η δόση του στεγαστικού τους έχει εξελιχθεί σε φιάλτη χωρίς τέλος. Και δεν έχουμε να χάσουμε τα σύνδια, θα τα χάσουμε. <ΣΡΟΟ> και περιμένουμε, δεν ελπίζουμε, δεν είναι εκπυζόμενοι. Μήπω γίνει κάτι καλύτερο. Πάνω από 320.000 στεγαστικά βρίσκονται σε καθυστέρηση. Πάνω από 6 μήνε και περισσότερο από 106.000 εκτιμάται ότι θα βρεθούν σε διαδικασία πληστηριασμού. Η εκπυζόκρου ή τον κόδωνα του κινδύνου διπλασιάζοντα τον αριθμό των ακινήτων που αναμένεται να βγουν στο σφυρί στην περίπτωση που ξεπαγώσουν οι πληστηριασμοί για την πρώτη κατοικία. Κάτι που από την κυβέρνηση το Διεθνέ Ταμείο. Τα στεγαστικά περιόριζε όλη η το μέσα. Και θα τα πάρουν πόσο Και όλα αυτά την ώρα που το Υπουργείο Ανάπτυξη προβλέπει αυνοϊκέ ρυθμίσει για τα ενυπόθηκα δάνεια. Όλο το 150-200.000 νοικοκυριά θα διαγράψουν άμεσα με πληκτριασμό εάν δεν παραταθεί η αναστολή που υπάρχει μέχρι το τέλος του 2013. Στην τελευταία εκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρει «Η αρχές θα εγκρίνουν στο το του Ιουνίου νομοθεσία για να διευκολύνουν τι πρωτοβουλίες τη κυβέρνηση όσον αφορά στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η σημερινή κάλυψη, δηλαδή πάγωμα πληστηριασμών, θα πρέπει να διακοπεί όταν καταστεί πλήρω λειτουργικό το νέο πλαίσιο όχι αργότερα από το τέλος Αυγούστου του 2013». Το θέμα ούτως ή άλλως αναμένεται να ζεθεί επιτάπητο στην αυριανή συνάντηση που θα έχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης με την Τρόικα. Τώρα, τα υπερθρωμένα νοικοκυριά δεν έχουν μόνο τα δάνεια, τα στεγαστικά που χτυπάνε κόκκινο. Έχουν και ληξιπρόθεσμα χρήματα στο δημόσιο. Πάμε να δούμε τη ραλούτη να λεξοπούν. Καλησπέρα, τι γίνεται με τα ληξιπρόθεσμα δάνεια ε, και τι κατασχέσει που θα γίνονται στι ε, καταθέσει τραπεζικέ. Ουσιαστικά, εκείνο το οποίο είπε ο Υπουργό Ανάπτυξη, ο Κωστής Χατζηδάκη, μάλλον το πιο σωστό είναι να πούμε, έκανε αποδεκτό με τα πρόταση των βουλευτών των κομμάτων. Των τριών κομμάτων τη κυβέρνηση είναι να μην γίνονται κατασχέσει στις καταθέσει εκείνων οι οποίοι έχουν οφειλέ όχι προ το δημόσιο γιατί και εκεί είναι συγκεκριμένη νομοθεσία και το τι προβλέπει είναι προ τρίτου. Μπορεί να είναι ένα λογαριασμό κινητή τηλεφωνίας για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούν να κατάσχονται οι καταθέσεις για ποσά έω 1500 ευρώ για κατάθεση σε ατομικό λογαριασμό και σε κοινό λογαριασμό μέχρι 2000 ευρώ. Απλά να μιλάει πιστεύω... τώρα μιλάει για οφειλέ προ το δημόσιο. Όχι, μιλάνε για όφελες προς δηλαδή, α, α, από ποιο ποσό θα επιτρέπετε κατάσχεση, όφελες προς τρίτους. Θα πρέπει για δηλαδή, ναι. λογαριασμό ενό ατόμου, τον ατομικό του λογαριασμό, η κατάσθεση να είναι κάτω από 1.500 ευρώ. Αν είναι κάτω από 1.500 ευρώ δεν θα μπορεί να γίνει η κατάθε, ε, κατάσχεση. Ας πούμε αυτό που ανέφερε, για παράδειγμα, λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας. Αν είναι, είναι μεγάλη γκάμα βεβαίως, αυτόν, η γκάμα, βεβαίω αυτό να υιοθετηθεί. είναι κατάσεις, ένα παράδειγμα για τα, και για αυτά τα χρέη, έτσι. Ακριβώ. Και Λε, να θυμίσουμε ναι. απλά ότι να. μέχρι τώρα ίσχυε μέχρι 1000 ευρώ καταθέσει. Απλά μεγάλωσε το ποσό και δεν είναι αρκετού πολίτες. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραλού. Και τώρα, μόλι τέσσερι μέρε μετά την άρνηση του ολοκαυτώματο από τον Ηλία Κασιδιάρη, έχουμε και δεύτερο βουλευτή τη Χρυσή το κύριο Μιχάλη Αρβανίτη, ο οποίος το αφισβητεί, παρουσιάζοντας μάλιστα εθνική του εκδοχή για τα ιστορικά γεγονότα. Υποστήριξε ότι είναι ζει, απλώς έκαιγαν τα πτώματα των κρατουμένων που είχαν πεθάνει στα στρατάματα συγκέντρωσης από ποτίφο. Νέα πρόκληση από τη Χρυσή Αυγή με τον Βουλευτή Αχαΐας Μιχάλη Αρβανίτη να δίνει τη δική του ερμηνεία της ιστορίας, να αρνείται το ολοκαύτωμα και να μιλά για απλή κάψη πτωμάτων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ασθενειών ενώ επιτίθεται και μιλά παξιωτικά για κόμματα και πρόσωπα. Το μόνο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τα ευρεόπληκτα και ευρεοκίνητα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή ρηπαίνουν Ρηπένω το κοινοβούλιο! Είναι το ότι εμεί δεν αναγνωρίζουμε το ολοκαύτωμα. Ή οι Γερμανοί είχαν ανάγκη από εργάτε. Ήταν τόσο ηλίθιοι να βάζουν στου χώρου του Εβραίου που σέβασαν στα στρατόπεδα για να δουλέψουν. Τότε, να το ξέρετε, ήταν και τύφο. ο τύπο. Ο πολιτικό κόσμο καταδίκασε την επίθεση των κοινοβουλευτισμό. Με πολιτικά σκουπίδια δεν πρόκειται να ασχοληθώ ούτε με ναζιστικά μορφώματα. Γι' αυτό που με ενησυχεί είναι ακριβώ αυτό εδώ το φαινόμενο. Πώς θα προστατέψουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους από αυτά τα ναζιστικά μορφώματα. Τόσο η πολιτεία, όσο και ελληνικό λαός οφείλει να καταδικάσει εμπράκτος. όλου όσους σήμερα είναι εκφραστές του ναζισμού, εκφραστές της ναζιστικής και φασιστικής ιδεολογίας στην Ελλάδα. Και να του θέσει οριστικά στη Λήφη και στο χροντούλα που της ιστορίας Από το δίστομο, ο Αλέξης Σύπρας μιλήσε για την ανάγκη να υψοδεί ανσπίδα προστασία στην ιστορική μνήμη και στη δημοκρατία. Αναρωτιέται όμως κανείς πόσο είναι δυνατόν κάποιοι να μην αντιλαμβάνονται την ανάγκη να επικαιροποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία από τους νοσταλγούς των ναζί που όταν δεν δολοφονούν και εκβιάζουν κυρέκτουν το μίσος. Στε διάνδρομπα στη Βουλή αφισβητούν το ολοκαύτωμα. Αύριο θα αφισβητήσουν το δίστομο, τα καλά βρετα. Σε αυτόν τον τόπο που έχει ποτηστεί με αίμα. Ελλήνων, βρεφών, μεσήλικων, γερόντων. από τον ναζισμό δεν φοράνε σβάστηκες και χαιρετισμοί ναζιστικοί. Πρέπει όλοι μαζί να τους απομονώσουμε και να ενωθούμε γιατί μόνο ενωμένοι Έλληνες... Μπορούμε να νικήσουμε. Την άποψη ότι ο ναζισμός και ο φασισμό δεν έχουν χρώμα, εξέφρασε ο Λεωνίδα Γρηγοράκο. Όταν πετάγαμε τα γεωργία στον Πάγκαλο, ή ξεργό στον Πεταλωτή ή στον πέτρο του Αυθημίου, τότε αυτή ήξερα εγώ στον πεταλωτή ή στον πέτρο του Αξιμίου, τότε αυτή η ιστορία είχε, δεν είχε καμία ναζιστική πράξη μέσα τη, ούτε μια φασιστική έκφραση. Όλα αυτά λοιπόν δεν πρέπει να καταδικάζουμε λοιπόν, τον φασισμό και τον αριστερό φασισμό, αλλά και τον δεξιό φασισμό. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι πολιτική να πάρουμε θέση αυτά τα πράγματα που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Όταν μιλάμε για ολοκαύτωμα, μιλάμε για αποφάσεις σε επίπεδο ΟΗΕ, όλοι οι διεθνές κοινότητα αποτέχεται αυτό το γεγονός. Είναι ντροπή και όνειρο στο ελληνικό κοινοβούλιο να είναι βουλευτές, πολιτικά κόμματα και πρόσωπα που αυτό το στοιχειώδες ανθρώπινο καθήκων δεν το εκπλύρουν. Στο μεταξύ έτονα αντιδρούν παρατάξει και οργανώσεις στην Καλαμάτα το να γίνει φεστιβάλ τη Χρυσή Αυγή το λιμάνι, την επέτειο τη μεταξωτική εγκατορία τη 4η Αυγούστου. Είναι ένα θέμα που το κοιτάμε. Δεν έχω αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι. Είναι στο μέσο τη καλοκαιρινής περίοδου. Ο θόρυβο, βέβαια, παρέχεται σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα για να κάνουν τι εκδηλώσει του. Άρα θα το δούμε κατά πόσον μπορεί να γίνει τότε ή θα, για να μην διακόψουμε την τουριστική περίοδο, θα χρειαστεί να το αναβάλουμε ή να κάνουμε κάτι άλλο. Και, το και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας έχει σε το που επισημάνει την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ηρεμία της πόλης κατά την τουριστική περίοδο. Θα πάμε πάλι στο Δίστομο που μίδουσε εναντίον των οστάλλων του Ναζισμού. Εξαπέλυσαν οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων που συμμετείχαν σε εκκρινό για τη σφαγή του Δίστομου όταν οι Γερμανοί κατακτέ είχαν εκτελεί 228 κατοίκους στην πλειοψηφία του γυναικόπατα και είχαν κάψει και το χωριό. Όλοι οι ομιλητέ μίλησαν για την ανάγκη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Δίστομο 10 Ιουνίου 1944. Λίγο μετά τι 2 το μεσημέρι, οι Γερμανοί με πρόσχημα αντίπεινα για τι απώλειε του στη μάχη που είχε προηγηθεί με Έλληνε αντάρτε στο Στίρι, επιδίδονται σε ανελαίτη σφαγή όσων βρίσκονται το χωριό. <Συρίζει> 69 χρόνια μετά, οι κάτοικοι του Βυστόμου και ο πολιτικό κόσμο φορο φοροτιμή στην μήμη των θυμάτων τη ναζιστικής θηριωδία. <Συρίζει> Δεν μπορεί κάποιοι να αναγνωρίζουν διεθνώ το χρέο που δημιούργησαν <Συρίζει> οι τράπεζε και οι τραπεζίτε του λαού μα και να μην διεκδικούν το χρέο που τρίτη οφείλουν στον ελληνικό λαό. Και η μόνη δέσμευση, η μόνη υπόσχεση που μπορούμε να δώσουμε απέναντι σε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι είναι ότι μια κυβέρνηση κοινωνική σωτηρία, θα έχει πρώτη προτεραιότητα να διεκδικήσει το ιστορικό, ηθικό αλλά και ελληνικό χρέος της αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Η ελληνική πολιτεία αλλά και ο ελληνικός λαός ο οφείλει να αναγνωρίζει, να θυμάται και να διεκδικεί τι θυσίες όλων όσων πολέμησαν για ελευθερία, για δημοκρατία, για τα παρανθρώπινα ιδιώδη. ιδιώδη. Είναι εκτεφρασμένη η άποψη και η βούληση της ελληνική κυβέρνηση, όσον αφορά το κατοχικό δάνειο και από αυτήν δεν θα πω καθόλου. Η σύγχρονη Ελλάδα, αν ξέχασε το δύστομο πρέπει να το θυμηθεί. Κι αν δεν το διάβασα, να το διαβάσει. Όσο αφορά το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων, το ζήτημα αυτό το διατήρησα ζωντανό το Πασόκ. Από την αδερφική θηριωδία στο Δίσκο, δεν γλίτωσαν γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι. Ο ιερέα του χωριού αποκεφαλίστηκε, εκτελέστηκαν και οι γυναίκε βιάστηκαν πριν να φανατοθούν. Θα πρέπει να, δω, να καταλάβουν και εκείνοι που συνεργάζονται πλέον. Με το τέταρτο γερμανικό Reich. Το τέταρτο γερμανικό οικονομικό Reich. Ότι οι Γερμανοί φεύγοντα σκόδωσαν και τους δοσίλογους που συνεργάστηκαν μαζί τους. Η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, όπως και η κατάργηση των μνημονίων και όλων των αντεργατικών νόμων και μέτρων, το τσάκισμα των νεοναζιστικών και ναζιστικών αντιλήψεων και πρακτικών προϋποθέτουν ανάπτυξη της πάλης. Είναι γνωστή προσφατή απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, όπου ουσιαστικά μετασέτει την ευθύνη προκειμένου να δικαιωθούν ε, τα θύματα ηθικά και οι συγγενείς στην ίδια Ελληνική πολιτεία. Και όλο βουλίες, εγήσης, η ολομέρεια της Βουλής στήρισε ενός λεπτωσεγής τη μνήμη των θυμάτων του διστόμου. Να υπάρχει τιμή και μνήμη για τους πεσόντες στους ανεκούς αγώνας αλλά όχι επιλεκτικά. Δηλαδή διαφωνείτε με τον ατυρίσιο σήμερα ενός λεπτωσεγή. Σταμάτε. Δεν διαφώνω καθόλου. Χρούμε να λουπτούς για τα της στο Δίστομο. 77 δεκαετίες μετά της φάγης στο Δίστομο, 228 νεκροί, 117 γυναίκες, 110 άνδρες, θήματα του ναζιστικού μοκελιού, ανάμεσα τους 53 παιδιά κάτω των 16 ετών ζητούν δικαίωση. Και να επιστρέψουμε τώρα στην οικονομική κρίση η οποία δεν έχει περάσει όπου όλο και περισσότεροι γονείς καταφεύγουν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς για να αφήσουν τα παιδιά τους όμως πολλοί σταθμοί υπολειτουργούν επειδή δεν υπάρχει προσωπικό ενώ οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν τους γονείς ρίχνουν τις θυμές. Στον καιρό τη οικονομική κρίση, ο παππού και η γιαγιά επιστρατεύονται για το μεγάλωμα των παιδιών. Σε πολλέ ελληνικέ οικογένειε τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε για τα τροφεία των δημοτικών παιδικών σταθμών. Και δουλεύουμε πολλέ ώρε στα παιδιά για το έχουμε εμεί στο σπίτι μα. Ένα γκονάκι, είχετε. Τρία. Τι για τον ιδιωτικό δεν φτάνουν τα χρήματα. Δυστυχώ δουλεύει μόνο ο σύζυγο. Οπότε δεν υπάρχουν τα χρήματα. Μέσω του προγράμματος αναρνώνησης οικογενειακή και επαγγελματική ζωής εξασφαλίστηκαν πέρυσι περισσότερες από 60.000 δωρεάν θέσει για βρέση και νήπια στους ιδιωτικού και παιδικούς σταθμού της χώρας. Ε, εργάζομαι αρκετές ώρες, ε, πάει σε δημόσιο παιδικό και μετά όταν τελειώνει ο παιδίκος, τον κρατάει να για το πρόγραμμα αναμένεται και φέτος να ξεπεράσουν τις διαθέσιμε θέσεις που μέσω της τοπικής ανάπτυξης και Αρκετοί γήμοι αναγκάζονται να κρατούν ακόμα και οι σταθμούς, λόγω Ξεκινάμε τώρα τι 10 Ιουνίου. Ε, θα ολοκληρωθούμε μέχρι τις 30 Ιουνίου. Υπάρχει ένα σχέδιο να νόσω, λιγότερα παιδιά απ έξω. τα προβλήματα που τη δεν να ε, ζητήματα ασφάλειας. Σύμφωνα με τους δημάρχους το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί ενώ οι συμβασμίσεις που θα προσληθούν φέτος είναι λιγότεροι από πέρυσι και θα αποσχολούνται περισσότερες ώρες Έλληση προσωπικό δεν είναι ασματικά λεπτό μας από το φούς, αλλά δεν αμήθω την λύση αυτή να υπάρχουν κάθε χρόνο διαφορετικά πρόσωπα Τα τροφεία ξεκινάνε από μηδέν μέχρι το μεγαλύτερο 80 ευρώ και όσες τις κάνουν οι ίδιοι δικοί προκειμένου να διατηρήσουν τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούν. Και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου κατασκοπευτικό thriller θυμίζει η παρακολούθηση των τηλεφωνημάτων και των διαδικτυακών επαφών εκατομμυρίων πολιτών στην Αμερική. Ένας πρώην εργαζόμενος της CIA είναι το Βασίλη Ρίγκη, η πηγή δηλαδή που διοχέτωσε στον τύπο της πληροφορίε για τις υποκλοπές. Ο 29χρονος πρώην εργαζόμενος της CIA ήδη παίρνει στο Βουνκόνγκ, όπου εκεί αναμένεται να ζητήσει πολιτικό άσχημα. Somebody, even by a wrong call. But over time that awareness of wrongdoing sort of builds up and you feel compelled to talk about it. Ο Εντουαρτ Σνόγδεντ εργαζόταν για το πρόγραμμα υποκλώπων. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στον Αμερικανικό και το Βρετανικό τύπο, στόχοι έγιναν σερβερ σε νέα μεγάλων εταιριών του διαδικτύου, μεταξύ των οποίων η Google, η Microsoft και η Yahoo. Ο ίδιος πάντως εξέπρασε φόβους για τη φυλέχεια. For of these is that will η υπόθεση συγκλονίζει τις αμερικανικές υπηρεσίε ασφάλειας, τους πολιτικούς κύκλους και την κοινή γνώμη, ανανεώνοντας τη συζήτηση για το πού μπορεί να φτάσει μια κυβέρνηση στην παρακολούθηση των πολιτών τη επικαλούμενη λόγους ασφαλείας. Και να δούμε τι γίνεται με τις πλημμύρε στην Ευρώπη, που είναι δραματική η κατάσταση της περιοχής της Γερμανίας, της οποίας τη διασύλλει ο ποταμός Έλβας. Ο ποταμό έχει υπερχειλήσει, φράγματα υποχωρούν και χιλιάδε κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια του. Το ίδιο δύσκολο είναι τα πράγματα και στην Ουγγαρία, όπου και έχει χοσκώσει επικίνδυνα ο Δούναβι. Δημιουργημένε εκτάσει παντού κατά μήκο του ποταμού Έλμα, Το γερμανικό κρατήριο στα Ξωνία Ανθάλτη παραμένει.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 Η στάθμη των υδάτων ανέβηκε τέσσερις φορέ πάνω από το φυσιολογικό τη επίπεδο, ξεπερνώντα 7,5 μέτρα και δεν αποκλείεται να τα 8 μέτρα. Από την πίεση του νερού υποχώρησε ένα φράγμα, θέτοντα σε συναγερμό τι τοπικέ kurz Unterkünfte, 2 wieder hier, Έχει λίγα τουonderε dowεί, η ιστορική ο σκυρική πίπεδά еξή challenge 9 μέρη capacity》κινούδου η πολιτινու neighbor. Γνώμη το άντρα, ελληνικά οι πη segu MIN-TVC ελληνικό llevaίoffs δημοσιοοστικά. Οι Washingtonбыτινου οριντών και η το αυτογγέ profund. Ο translamστικός ε Chinese οργανός, η οθόλος πέτονι σας να δώσω μερικές και κύριε Τελίωσα και για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη NET. Έρχεται ο Άλκης Παθαλίδης για την αθλητική σα ενημέρωση. Ωραία, είμαστε πάλι μαζί σε μια ώρα στις 11 ακριβώς, με μια συνέντευξη με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δημήτρη Ευραμόπουλο. Εφ' τη της τα θέματα είναι πολλά και τα εσωτερικά και τα εκτός Ελλάδας. Μέχρι τότε, γεια! Κυρίε και κύριοι, ένα βήμα από την κατάκτηση του τίτλου στο αποδάχημα τη Αρθένα στον Πάσκετ είναι μετά την νίκη του με 63-52 πήτου Ολυμπιακού. Οι πράσινοι με κορυφαίους του Ζλάσ με και ούκητ έκαναν το 2-0 σειρά των τελικών. επόμενων ραντεβού των δύο μεγάλων αντιπάλων, την Τετάρτη, ο Στάδιο Ριόνι και Φιλία, αγώνα που θα μεταδώσει απευθεία στι 9 η 11. και μακριά από την κατάκτηση του Βορταφούρματος βρίσκεται πλέον ο Πανασυμεϊκός που νίκησε και στο ΆΚΑ τον Ολυμπιακό με 63-52. έκανε το 2.0 και πλέον θα πάει στο Φεύκτη την Τετάρτη για το πρώτο μας μπολ της σειράς Βορταφούρματος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με μεγάλη ταυτότητα και στο ανοιχτό γη στην εκτέλεση αλλά νομίζω ότι εμείς παίζουμε με το μυαλό του και με το μυαλό του δεν έχει άλλες από τις δύντες επειδή δεί με επειδή χτυπά το γέρο του συνέχεια, και πάνω. Ε, ε, αν ενοχλεί, αποφύγουμε να συζητάμε. Εγώ επαναλαμβάνω, είπα για συμβασμό στον Παναμαϊκό στον Ελληνικό Καθόλου και δεν γνωρίζει. Είμαι Είμαι, Σέβομαι και εσένα και το ξέρεις, και τον Παναναϊκό και τον Ελληνικό Παναμαϊκό του κ. Αρχή. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε κάτι, είναι κάτι που πρέπει να το πούμε. <σταστά> αν οι μα Πρωτάθλημα δεν έχουν την που, που να, τους, να, να έχουν, πολύ ο εγώ δεν μπορώ να πω το μυαλό σας προσθέτω Να σου πω. Πω. πω να είναι η και συγκεντρωμένη Για κάποιο λόγο δεν το καταφέρνω Η Ερυθρόλευκη ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο Όμως στην επανάληψη πράσινη με ένα 411-0 μετέτρεψαν Το 4143 σε 5243 Και δεν είχασαν ποτέ ξανά το προβάδισμα 11-27 τρίποντα έχετε τριφύλει με κορυφαίους στους οικες για Μαντίδη και Μπράμος Πολύ άστοχοι ήταν και πάλι οι με 5-26 τρίποντα και 13-35 και τον αλλά μειώσαμε και από το games combined. Um so I think for us, I mean we have to make shots. I mean if we make Τεργάτε απόγευμα, η ΚαΕΟΛΜΠΕΑΚΟΣ εξέδωσε ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη και προέδρου τη ΚαΕΠΑΝΑΚΟΣ που υπογράφουν ο Παναγιώτη και ο Γιώργο Αγγελόπουλο. Στην ανακοίνωση, με αφορμή τα όσα αναφέρουν στο φύλλο αγώνα βιακέ χρυσέ αναμέτρηση, οι ιδιοκτήτε τη ΚαΕΟΛΜΠΕΑΚΟΣ μεταξύ άλλων τονίζουν οι συμπεριφορέ του εν λόγω κυρίου παραμένουν χωρί συνέπεια. Αναρωτιόμαστε από πού αντλεί αυτή την ιδιότυπη ασυλία. Αμέσω μετά, η απάντηση και ΚαΕΟΛΜΠΑΝΑΚΟΣ όπου μεταξύ άλλων οι πράσινοι επισημαίνουν. Αυτό το κάνουν συνεχώς με τη μέθοδο της παραπληροφόρηση και της συκοφάντηση με εμφανή σκοπό να μειώσουν τις αξιες νίκες του Πανθυναϊκού στη σειρά των τελικών και να καλύψουν έτσι τις αγωνιστικές αδυναμίες της ομάδας τους. Στο παρκέ δεν κροϊδεύει κανέναν, αλλά προφανώς το αγνοούν. Στοχό το στο του, στο του Φούλοπ, όπως ο ίδιος, ο ο το είναι η καλή πορεία στο Τσάμπιο Λίνκ, δήλωσε ο προβολητή τον Ιερφροδεύκονο Μίτσελ σε ισπανικά μέσα ενημέρωση. Μετά το ναυάγιο με πασέντσια σε αναζήτηση του προβολητή, ο Πάοκ παίχτη στο ατρόμι του διαγνώστηκε στο χέρι του Μάρτιν Φόλοπ, όπω αποκάλυψε ο ίδιο ο πρώην τερμαντοφύλακα του Αστέρα Τρυμπόλη. Στο Ρολυμπιακό, ο Μίτσελ σε συνέντευξη του τόνισε πω συζητούμενο είναι η καλή πορεία στο Τσάμπιο Λίνκ, ενώ απέλ τα εύση μα τον Ε εδώ ο προπονητή απολαμβάνει τη εκτίμηση και του σεβασμού, ειδικά αν είναι Ισπανό. Όλα αυτά οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον Ερνέστο Βαλβέρδε, που άφησε μια πολύ θετική κληρονομιά στον Ολυμπιακό. Στεματεγραφικά, η Ισπανιόλα ανακοίνωσε πω δεν προκύπτει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Βερδού, οπότε ο Ολυμπιακό έχει ένα αντίπαλο μείον στην κούρση απόκτηση του 31 ετών μέσου. Και βρίσκει φαίνεται να το επίση. Σύμφωνα με τη γερμανική στον του Βορά, ενώ άλλες τέσσερις με τα γραφικές κινήσεις. Στο θέμα του προπονητική εξετάζονται ονόματα που εργάζονται <ΚΚΚΚΚ> στη Μανία. Το πού και με τον Μπαουκ, αλλά και η Εθνική Πολωνία. ημέρε αναμένεται η οριστική μετά το ραντεβού με τον στον Ατρόμητο. Ο οδηγεί του ομαζόπουνα συμφώνησε με τον γιο του για τα επόμενα δύο χρόνια. Ένα κείνο ή του Αφέρα έρχεται ταχεία ανάρωση των θέτρε από το φυλακά του, του Μάρτισμού που υποβλήθηκε σε πέμβαση αφέρνηση όμω το χέρι. Στην Άγχη, η επιστροφή τη ομάδα στην κορυφή και η Ανέγερ του παίρθε στην έφη αλήθεια αποτελούν. Του σπρωταρχικού τόπου τη διοίκηση του ερασιτεχνικού πλέον ποδοσφαιρικού σωματίου. Η μεκλιτική δίκηση των 20ου αιτίαου είναι επιφορεμένη στον να υλοποιεί το πλάνο Αργέννηση του Δημιουργή. Επιτρίψει βασί τη χριά τη ω γενικό αρχικό. Σε όποιον AG, επώνυμο ή ανώνυμο, μπορεί να προσφέρει πραγματικά και όχι μόνο τα λόγια και τα χαρτιά και τι καρέκλε. Θέλουμε την κάθε βοήθεια του κάθε EG που μπορεί να μας δώσει δύναμη σε αυτή την προσπάθεια. Στο Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Κοτρουβής, που αποτελεί το λιγό να προσπαθούνται για τρία χρόνια. Τέσσερας αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της προγραμματικής φάσης των αγώνων του Παγκοσμίου και του η νίκη της εθνικής μας επί της Λίθου εδραίωσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στη δεύτερη θέση του Ομίλου. Η εθνική μας ομάδα σε περίπτωση υποκαταγή δεύτερη και σύμφωνα με την βαθμολογία της FIFA στα μπαράζια πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ θα είναι στον γκρούπ των ισχυρών. Τέσσερι αγωνιστικέ απομαίνουν για την ολοκλήρωση των αγώνων του ομίλου τη Εθνική. Με τη την εστιατορική ύπηρε τη δεύτερη θέση του 7ου ομίλου. Βοσνία 16, αλλά τα 13 έχουν κλειδώσει τι δύο πρώτε θέσει. Σλοβακία 9, Λιθουανία 5, Λετωνία 4 και Λίθια 2. η μονογένεια του 7ου ομίλου. Αν η εθνική δεν κατάφερε να ξεπεράσει η Βοσνία, τότε θα οδηγηθεί στα μπαράζ. Δεν θα πούμε από όλα τα χ δεν σε της, της, της Μοσμίας, η ΦΥΠΑ ανακοίνωσε πω η πλήρωση για τα μπαρά θα γίνει 21 Οκτωβρίου. Ενώ τα δύο παιχνίδια θα διεξέλθουν 15 και 19 Νοεμβρίου. Και αυτά θα αναμετρηθούν οι 8 Δεύτερου των 9.000 με το χειρότερο να μείνει εκ μπαράζου. Η Εθνική Ελλάδα είναι τώρα η πρώτη από 8 Δεύτερου. Και αν κάνει 4 τα 4 με το Λίχτενστάιν εντό και εκτός, και τότε θα είναι στους ισχυρούς. Κατέχοντας την 16η χρήση παγκοσμίου στατητής στο κρύπτων δεσάβρου ισχυρών, κάτι που σημαίνει πως θα αποφύγει ομάδες όπως Πορτογαλία, Κροατία, Ρωσία και Γαλλία. Στο προηγούμενο Μουντιάλ, η Εθνική του Θεού θα αποκλείσει Ουκρανία στα παράτ. Το μόνο πάτη το ξέρει και όπω φαίνεται θα το ξαναδιαβεί. Ευτυχισμένο θα δουλέψει στο σύλλογο που αγαπά και τον αγαπούνε, δήλωσε ο Μουρίνιο που ανέλαβε εκ τα ενία τη τεχνική εγγυησία Τέλση. Ο Πορτογάλος τεχνικό αναμένεται να διαχειριστεί budget πολλών εκατομμυρίων με στόχο να ξαναπέρει Chelsea στην κορυφή. Ο Μουρίνιο επέστρεψε στην αγαπημένη του Chelsea και για χάρη τη δεν έχει πρόβλημα να αλλάξει το προφωνήνιο Special One σε Happy One. Τιμώντα ευτυχισμένο, ο χρόνο περνάει και παρότι φαίνεται θα να λάβει την για πρώτη φορά πριν από δύο μέρε έχουν περάσει εννέα χρόνια. Από τότε έχουν συμβεί πολλά στην επαγγελματική μου ζωή. Είμαι άνθρωπο, έχω την ίδια καρδιά, τα ίδια συναισθήματα, το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο και τη δουλειά μου, όμω διαφέρω σε άλλου σημαντικού τομεί. Μπορείτε να δεν να αναφερθεί και στο του Ενιέτσα, αναφορικά με την προσφορά του Πορτογάλου, την Πριμέρα λέγοντα συμφωνή με τον το I think I like because, uh... <Σι'> νομίζω πω επέστρεψα επειδή θεωρώ πω ήρθε η στιγμή μα. <Σι'> δε... Η επαγγελματική μου πορεία και η πορεία των πράγματων τη ομάδα βρίσκονται στο απόγειο, στο ξεϊψηλό επίπεδο. <Σι' νομίζω> αν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, <Σι' νομίζω> είμαι έτοιμο για να ξεπεραστούμε υπό καλύτερε συνθήκε αυτή τη φορά και να καταφέρουμε αυτό που χρειάζεται η ομάδα. Σταθερότητα. Το ερώτημα που προκύπτει βέβαια είναι αν το σαναδεσταμένο φαγητό είναι το ίδιο γευστικό. Το σίγουρο είναι πω ο Σόουμαν, ο Ζεμουρίνιου, δεν θα αφήσει κανένα στην Πρέμερ Λίγ να πλήξει. Παραμονή στον αγώνα του Κοφετσέχο, η Βραζιλία νίκησε σε φιλικό παιχνίδι Γαλλία 3-0. Το Σάββατο, η Τένα θα μεταδώσετε τα αναμέτρη τη Βραζιλία με την Ιαπωνία. Και το αποδείχτημά για την σημαντική νίκη τη River Plate με 2-1 π.Τ. Συντεπενδέντε. Ο πέντε ματοφυλακαστή Τσάκο, ο Σεμπάσχερ Τσάχα, σκόραρε στον νικηφόρο παιχνίδι τη Ρασίγκλουμπ, επί τη Μόκα με 2-0. Νικηφόρο ήταν το τελευταίο φιλικό τη Βραζιλίας πριν την έναρξη του Confederation Cup. Στο γήπεδο Arena Grêmio του Porto Alegre, τη τελευταία επιτροπή του 3-0 τη Γαλλία, βάζοντας τα αρνητική παράδοση 21 ετών. Οι καριόκαθαν έβασαν στροφέ στο δεύτερο ενίχρονο και προηγήθηκαν με τον Fred στο 54ο λεπτό. Ο λεπτο ο Ερνάνες που μπήκε ω αλλαγή στο παιχνίδι έκανε δύο τα τέρματα για την ομάδα του Felipe Σκολάρη στο 85. Ο Στο δεύτερο λεπτό του κατηστερήσε ενώ Ο Μαρτέλο κέρδισε πέραν από τον D -D και ο Λούκας Αφινάς Πρεβούλα ευτόχησε διαμορφώνοντας το τελικό αποτελεσμα. <Οι> Για το πρωτόζημα Κλαουζούρα της Αργεντινής, η River Plate την ίδια η στο Monomodal και έβαλε φορσιά στην κορυφή στο με την New Elfell Boys δύο φανεστικές πριν το φινάλε. Ο Χουάνι το έδωσε την πρωτοπορία Αποσκόρδη δημιουργό η Υπουργό, πάσαρε στον Λανζίνη ο οποίο με στην κίνηση πέτυχε το 2063. Το γεγονό δεν άρεσε του πατούν του της που έκοψαν τα θρηματοπλέον και προκάλεσαν χωρέ στο γήπεδο, καθώ η ομάδα του βρίσκεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη με τον υποβιβασμό. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν με τον Montenegro στην εκπνοή του αγώνα. την της πορεία. Στο στάδιο η ραφτήρια κανονεί τα θερματάτη του στο 47. Ευγίβο, ο αρνητικό φωτογωνική σωμάτ, ακούδε τη μπάλα με το χέρι και από το σημείο του πρώην το πρώτο κυβερνήτη. Σε βάστηκε κάθερο με εξερευνητικέ εκτέλεση, τράγει το κεντρική τη ομάδα του με δύο μοδέου την ανέβασε στην ένα τη θέση. Οι φιλοξενούμενο ολοκληρώσεων το μάτι με 10 15 λόγω του Πολύ του Καρούζο, με δεύτερη κυβερνήσει στο 87. Στη μόλι μία νίκησε τα τελευταία 16 η παιχνίδια η ομάδα του 64 τετράφωνου Καλύτ Κάνη θα δώσει μάχη για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Κύριε Κύριε Δόλο Κρόσια και η αθεντική σας ενημέρωση ακολουθεί η τηλεοδική σειρά του αστίχημα μέσος μετά, Red Week με την Έλλη Λιστά Είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Σταδιακή αλλαγή του καιρού με βροχές και κατά τόπους πιο έντονα φαινόμενα επηρεάζοντας αρχικά την Βόρεια Ελλάδα και από την Τετάρτη τα υπόλοιπα υπηρετικά.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 Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν με φως με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βόρει βόρειο οδηγό και θα ενισχυθούν φτάνοντα τα έξι και τοπικά τα εφτά μποφόρ όπω και νότια δυτικά τη Πελοποννήσου, στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι οι άνεμοι στα 3 με 5 μποφόρ πιο ισχυρή στην Κρήτη και στο Μοιρο Επέλο από νοτελικέ διεθνύσει. Η θερμοκρασία θα εκκμανθήσει στου 14 με 29 βαθμού.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 το βράδυ όμως θα στραφούν σε βόρους πιο ισχυρούς. Τρίμερη πρόγνωση καιρού ελληνικών πόλων μπορείτε να παρακολουθείτε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καλή σας συνέχεια.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 Ήδη λοιπόν ε, τις τελευταίες ώρες ε, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος ότι η είδη αυτή αφορά και την ΕΡΤ και με σενάρια μάλιστα και φήμες που μιλούν για λουκέ, το κλείσιμο του εθνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης ή στην καλύτερη περίπτωση στη σειρή κνωσή είμαστε εδώ με τους συναδέλφους τους συναδέλφους που πάντα σας ενημερώνουν κυρίες και κύριοι με πρώτο θέμα Χρυσάδου Μελιώτη, Διονύση Μποτώνη, Γιώργο Παντελάκη, την ΕΡΤ λοιπόν ε, πάμε να δούμε από την αρχή πώ έχει ακριβώ το ζήτημα. Γιατί έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο θόρυβο και πολύ μεγάλη αναστάτωση και εδώ, βεβαίω, ε, σε αυτή την εταιρεία, που βασικό α, σκοπό έχει η λειτουργία, την ενημέρωση πρωτίστω του, του κοινού. Πάμε λοιπόν, Χρυσά, να δούμε τι ακριβώ περιλαμβάνει αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Οι τηλεοπτατέ μα τα ξέρουν, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε δραστηριοποιηθεί και εμεί εργαζόμενοι, ότι εδώ και πάνω από ένα μήνα. Τις τελευταίες μέρες, αλλά κυρίως τις τελευταίες ώρες, έχουν υπάρξει πάρα πολλά δημοσίευματα με διαρροή ότι θα αποφασιστεί το κλείσιμο της ΕΡΤ, το Λουκέτο στην ΕΡΤ. Ε, πριν από λίγο η πισκυσή δημοσίευτηκε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία εχωρεί ε, στον αρμόδιο Υπουργό τη δυνατότητα να αποφασίζει το κλείσιμο οργανισμών, φορέων ή και δέκο. Και να διαχειρίζεται αναλόγως την επόμενη κατάσταση, την περιουσία αυ αυτής της εταιρίας τις συμβάσεις ε, των εργαζομένων και την τύχη όλου αυτού του πλαισίου που μπορεί να αφορά μια εταιρεία. Ε, Θεωρούμε ότι μας αφορά ακριβώς επειδή τις τελευταίες μέρες υπάρχουν ε, πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες μιλούν και φωτογραφίζουν την ΕΡΤ ως μια από τις δύο ίσω προτάσεις, ε, οι οποίες Θα, θα, θα θυμίσω ότι δεν είναι τελευταίες ημέρες χρύσα. Αυτή η διακίνηση γίνεται εδώ και αρκετό καιρό, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, και με τα παιχνίδια που μπορούμε να σκεφτούμε όλοι ότι παίζονται. Όπω παίζονταν πάρα πολλές φορές στην πλάτη της ΕΡΤ και των εργαζόμενων. Πάντως πάμε να δούμε πώς έχει η κατάσταση τώρα και γιατί ε, θεωρούμε να, ότι... πούμε λοιπόν ότι η δημοσιοποίηση, η φήμη για τη δημοσιοποίηση τάξη πράξης νομίζω, και περιεχομένου πυροδότησε εκ νέου, όπως είπα και πριν, πληροφορίες και δημοσιεύματα σε ραδιόφωνο, τηλεοράσεις, site και τα λοιπά ότι αυτό το οποίο φωτογραφίζεται είναι το λουκέτο στην ΕΡΤ, Όπω καταλαβαίνετε. Κλειτοποίησε τους εργαζόμενους, όλους τους εργαζόμενους τη ΕΡΠ και κυρίω για τον λόγο γιατί ήμασταν σε γενική συνέλευση. Θα το έλεγα μόλις, Σεβίλα. Ε, γιατί οι θύμες αυτέ δεν διαψεύονται τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την ε, πλευρά. Τη διοίκηση τη έτσις, δηλαδή ε, έχουμε απευθυνθεί με τον ένα με τον άλλον τρόπο να δούμε τι ακριβώς, ποιε είναι οι σκέψεις, τι πρόκειται να γίνει λοιπόν με την ΕΡΤ μετά την δημοσίευση και την ε, κίνηση όλων αυτών, την διακίνηση όλων αυτών των σενάριων και των αφημών χωρίς να έχουμε λάβει καμία απάντηση, αυτό που παίρνουμε είναι δεν γνωρίζουμε». Αντιθέτως, στις τελευταίες ώρες υπάρχουν ε, ανακοινώσει κομμάτων, θα μας ενημερώσουν οι συνάδελφοι οι οποίες... Αντιτίθεται στο ενδεχόμενο, όπω λένε, κλεισίματο τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, βρισκόμαστε τι τελευταίε ώρε σε διαρκή Γενική Συνέλευση. Η ε, συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν η μεγαλύτερη από όσε Γενικέ Συνέλευση έχουν γίνει τον το, το, το τελευταίο 1,5 χρόνο, που η ΕΡΤ αντιμετωπίζει ζητήματα εργασιακά και άλλα. Ε, μέσα στο κτίριο τη. Αν οφείλω είναι... να κάνουμε και την αυτοκριτική μαζί, γνωστό θα έπρεπε προ τα έξω. Ε, για ποιον λόγο γίνονται όλες αυτές οι κινητοποιήσεις στέλνοντας πολλές φορές και λάθο μήνυμα ίσως σε πολλές περιπτώσεως και με δεδομένες τις συνθήκες τις οικονομικές που υπάρχουν για όλο τον κόσμο έτσι. γιατί η ΕΣ, οι εργαζόμενοι εδώ είναι ένα κομμάτι από αυτή την κοινωνία οι τα οποίες ταρανίζεται συνελεύσεων μας έχουν καθορίσει ακριβώς τα αιτήματα που όλο αυτό το διάστημα εμεί παλεύουμε θα τα αναφέρουμε επιγραμματικά. Τέλο αυτή τη mm. τοποθέτηση, να πω πράδυση, μόνο στα ναι. βρυνά: Πρέπει πράδυση, να το πω ναι. αυτό ναι. ότι η απόφαση τη συνέλευση είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι τη παραμένουμε μέσα στο κτίριο τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Mm. Γιατί θέλουμε να υπερασπιστούμε το δημόσιο αγαθό τη ενημέρωση που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο για την ε, χώρα. Καλούμε λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια όλου όσοι εργαζόμενοι πολίτε αυτή τη χώρα μα πληρώνουν να προστατεύσουμε τα περιορισιακά στοιχεία της εταιρείας και να προστατεύσουμε και το δημόσιο χαρακτήρα της ενημέρωσης. Επίσης, καλούμε όλους τους φορείς εργαζομένων της διανόηση, της ακαδημαϊκής κοινότητα, του πολιτισμού, του αθλητισμού yes. που η yes, ΕΣ κατά yes, πλειοκτηθίας yes. και κατά κύριο λόγο Παρουσιάζει μέσα τι συχνοδιτέ τη. Καλούμε επίση τα πολιτικά κόμματα λοιπόν. τα οποία έχουν δηλώσει την αντίθεσή του mm -hmm. σε και αυτό το να ενδεχόμενο να λοιπόν... έρθουν εδώ μέσα στο κτίριο. Να πάμε λοιπόν σε αυτέ τι πρώτε αντιδράσει που έχουμε, γιατί μιλάνε πάντα βιονήθι σε μια διακίνηση σεναρίων και θυμών. Δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση για το τι πρόκειται να γίνει για την ΕΡΤ. Έχουμε τι πρώτε αντιδράσει από του κυβερνητικού εταίρου, από το ΠΑΣΟ και τη Δημοκρατική Αριστερά. Λοιπόν. Ε, Καλό μεσημέρι σε όλου και σε όλε. Ε, στα βόλια πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και υπάρχει ένα παρασκήνιο καταρχήν. Έχει ενδιαφέρον να το γιατί πολλά διακινούνται στο από παρασκήνιο. Α έρθουν κάποια στιγμή λοιπόν και στο προσκήνιο. Λοιπόν, από το ρεπορτάζ λοιπόν το οποίο έχουμε κάνει, ε, προκύπτει ότι χθε ενημερώθηκαν οι δύο κυβερνητικοί εταίροι, ο κ. Βενιζέλο και ο κ. Κοβέλη, για τι εξελίξει που μπορούν να υπάρξουν σε κάποια δέκο και δίφυση κάτι νέο ε, που μπορεί να φτάσει και μέχρι το κρίσιμο κάποιων εβδομάδων έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η περιβόητη. Αναδιάσπρωση και ο εξορθολογισμός Από εκεί και πέρα αρχίζει τώρα ε, η δημοσιοποίηση αυτού του θέματος Καταρχήν, ο κ. Αμάρας από ό,τι γνωρίζω από το ρεπορτάζ Ισέπραξε δύο όχι ε, αναφέρεται και εσύ και τελείως θα σας πω και μερικά κομβικά σημεία θα αναγκοινώσω γιατί είναι πολυσέλιδα. Το ένα Αυτές είναι αναγγελίες. αυτό, κάθε να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, Διονύση. Ε, ε, μιλούσαν ε, ε, το πανεπιστήμιο που λες εσύ για κλείσιμο και αναδιάρθρωση στη συνέχεια τη εταιρεία. Επίσης οι θήμες και τα σενάρια που κυκλοφορούσαν έλεγαν ότι η έρτινο εύκολος στόχος να κλείσει ένα φορέας που έχει πάνω από 2.000 εργαζόμενους γιατί αυτό ζητά άμεσα να γίνει ναι, η Τρόικα εύκολο. με ονοματεπώνυμη, εύκολο, να απολυθούν υπάρχουν... 2.000 άνθρωποι μέχρι τον Ιούνιο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δέκο, η μεγάλη δέκο, είναι η ΕΡΤ, η οποία θα μπορούσε σε αυτή τη φάση και στι διαπραγματεύσει που υπάρχουν ε, με την Τρόικα να ε, είναι στο χαρτί ε, με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση 2.000 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που μπορούν να απολυθούν άμεσα. Με το λεγόμενο ξαφνικό θάνατο, αυτά τα ξένα και έχει κάνει την είδηση αυτή χθε το βράδυ σε όλα τα δημοσιογραφεία γραφεία. Όλοι το γνώριζαν πως έχει γίνει α, αυτή η διαδικασία. Τώρα, επισήμω τα κόμματα, Πασό και Δημαρ, έχουν αντιρρήσει και σοβαρέ αντιδράσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Πριν από λίγα λεπτά. Πήραμε στο χέρι μας την ανακοίνωση του Πασόκ. Η ανακοίνωση του Πασόκ φέρει επίσης στην επιφάνεια πάλι το θέμα της λειτουργίας της κυβέρνηση. Λέει χαρακτηριστικά ότι, ένα, ότι θέματα όπως είναι αυτό για την ΕΡΤ δεν μπορεί να αποφασίζονται μονομερώς από μια κυβέρνηση οποία είναι τρικομματική. Τη στηρίζουν τρία κόμματα και δεν μπορούν να ευνηδιάζονται πάντω. Λένε στην Ιπποκράτη σε ένα τέτοιο θέμα, ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει εργαζόμενου, που έχει απολύσει, που κλείνει ο σοβαλισμό, να παίρνει την ευθύνη επάνω του ένα και μόνο κόμμα. Και από εκεί και πέρα. Λέει επίση για την Δεν υπάρχει. Σταματάω λίγο. Ε, με συγχωρεί που θα διακόπτω. Έχει εργαζόμενου, είναι ένα ζωντανό οργανισμό η ΕΚ. Είναι ένα φορέα που είναι σε λειτουργία. Που έχει συμβάσει οι οποίε τη, δεσμε, τη δεσμεύουν και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Δεν είναι ένα φορέα ο οποίο δεν είναι σε λειτουργία και βάζουμε λουκέτο αύριο το πρωί. Έχει συμβάσει για τι οποίε είναι υπόλογοι, είναι υπο, έχει υποχρεώσει και έχει και δικαιώματα η Και εντό συνόρων και εκτό συνόρων. Και θα τι δούμε σε λίγο ποιε είναι αυτές οι διεθνεί υποχρεώσει που έχει η Πέραν των υποχρεώσεων αυτέ που θα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, άλλο πολύ, άλλο λίγο, άλλο περισσότερο. Ότι η ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια, έτσι όπω λειτουργεί η δημόσια τηλεόραση, παρά τα προβλήματα, τα έγγενε που υπάρχουν μέσα, έξω, οτιδήποτε, ενημερώνει τον ελληνικό λαό. Έγκαιρα και έγκαιρα. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι πολίτε. Που δίνουν αυτά τα χρήματα για να υπάρχει δημόσια φορέα. Και υπάρχει δημόσιο τηλεοπτικό φορέα σε όλα τα κράτη. Σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, και σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και, όπως... και πέρα τώρα, αν λειτουργεί ο είναι Να το δούμε αυτό. Αλλά όμω. Ο δημόσιο Βορέας υπάρχει παντού και πρέπει να υπάρχει. Mm. Τώρα να σου πω μία... Μιλάει το Πασό και αυτό έχει μία ε, ιδιαίτερη σημασία για μονομερείς ενέργειες. Στην ίδια ανακοίνωση... Που έχουμε για την ΕΡΤ. Νέα χαρακτηριστικά του Πασόκ. Η ΕΡΤ πρέπει να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα με ειδικέ αλλαγέ στη δομή και αξιολόγηση του προσωπικού τη. Ζητούμε συνεπώ να παρουσιαστεί και να εφαρμοστεί το αχύτερο ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωση δημόσια τηλεόραση. Άρα το Πασόκ δεν έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή το σχέδιο για το οποίο πολύ λίγο μιλήσαμε προηγουμένω. Δεν το έχουν ακόμα στην υποκράτου. Δεν το έχει ο πρόεδρο του Πασόκ. Ο πρόεδρο του Πασόκ ενημερώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου και τον ε. Υπουργό ότι θα υπάρξουν αυτές οι εξελίξεις από εκεί και πέρα και μέχρι να γίνει αυτό δεν είναι και υπονοεί ότι έγινε για άλλη μια φορά επινδιασμός ε, ε, ε, από την πλευρά του, του Μεγάρου Μαξίμου ε, στους Όμω η φράση αυτό όμως, συνεχίζει η ανακοίνωση, δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά και απροετοίμαστα, με άμεσα διακοπή της λειτουργίας της δημόσιας διατηλεόρασης, με απόλυση του προσωπικού της, χωρίς καμία αξιολόγηση, επειδή 2.000 θέσεις... Ε, όπω αναφέρεται και από την Τρόικα, ναι. δεν είναι εφικτό να βρεθούν εκπρόσωποι Δημοκρατική βρεθούν Αριστερά, Ένωση. Πάμε στη Δημοκρατική Αριστερά. Πρώτη φράση, έτσι όπω ξεκινάει η ανακοίνωση. Ε, ε, δεν νοείται σύγχρονη χώρα και διευρωπαϊκή, η οποία έστω και για μία ώρα να μην διαθέτει δημόσια τηλεόραση. Αυτό που είπαμε προηγουμένω. Η Δημοκρατική Αριστερά διαφωνεί ριζικά να, και να, να ανασταλεί έστω και για μία ώρα η λειτουργία αυτή τη ΣΕΡ και φυσικά ε, να επαναλειτουργήσει σε εισαγωγικά η λέξη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Λέει επίσης η αναγκαίωση τη ΝΑΡ, είναι σαφές ότι είναι αναγκαίος ένας εξορθολογισμός, μία αναδιοργάνωση της ΕΕΔ. Εξορθολογισμός ο οποίος όμως δεν είναι δυνατόν να επιχειρείται πρόχειρα και χωρίς κανένα σχέδιο. Επίσης, σημειώνεται το ίδιο είναι αναγκαία και ριζική διαφωνών οριζοντίος και καθέτος θα λέγαμε αν μας επιτρέπεται ο δημοσιογραφικός όλος αυτός να κλείσει έτ, έστω και για μία ώρα Είπα, μίλησα και με τον εκπρόσωπο της Δημοκρατικής αριστερά τον κύριο Παπαδόπουλο ο οποίος μου μετέφερε την επιθυμία του να βγει και στο δελτίο και να το τοποθετηθεί yeah. ο ίδιος ακριβώς πάντως οι ανακοινώσεις αυτέ επίσης θα πρέπει να πούμε και για τη Χρυσή Αυγή, γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση ναι. εδώ τη Χρυσή η οποία λέει ότι. Και θα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, απλώ επειδή ναι. έχει μαζέψει αυτές, αυτή η ροή, κυρίε και κύριοι, και γι' αυτό δεν κρατάμε και κάποια σειρά τώρα. Μιλήσαμε και για δύο κυβερνητικού εταίρου, θα μα πει και για την Χρυσή Αυγή. Θα μα πει ο Γιώργος Παντελάκης πρώτα, για το... ε. γιατί έχουν αντίδραση και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα νωρί το πρωί είχε δει ο κύριο ο εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ε, Γιώργο, και είχε μιλήσει για το θέμα. Για πε λοιπόν τώρα. Για βλέποντας ότι προφανώ υπάρχει κάποια υπόσταση σε όλα αυτά τα σενάρια και τι σήμε που κυκλοφορούσαν τι τελευταίε ημέρε, κυρίω στι τελευταίε ώρε, υπάρχει εντονότερη αντίδραση από την πλευρά τη εξωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, δίπλα στου εργαζόμενου είναι αλληλέγγυοι στον αγώνα για τη διατήρηση των θέσεων, αλλά και στον αγώνα για τη διατήρηση μια αξιόπιστη, πλουραλιστική. Πολυφωνική δημόσια ραδιοτηλεόραση που έχει άκρο αντικειμενικό, ειδησογραφικό, ενημερωτικό χαρακτήρα. Θα σταθούν εμπόδια, όπω λένε, σε κλείσιμο, συρρήκνωση και απολύσει. Στην ανακοίνωση του κ. Κουρλέφη αναφέρει ότι όλα τα σενάρια των τελευταίων ωρών αποτελούν την πορύφωση ουσιαστικά μια στρατηγική συρρήκνωση και υποβάθμιση τη δημόσια ραδιοτηλεόραση εκ μέρου τη κυβέρνηση. Επισημαίνει ότι για την κυβέρνηση η δημόσια έρτα είναι αναγκαία μόνο όταν αυτή παίζει ρόλο εκτελεστικού βραχείουνα τη κυβερνητική προπαγάνδα και διαφορών για το αν και κατά πόσο το σκοπό της ως ανεξάρτητος και αξιόπιστος οργανισμός στην υπηρεσία πολυφωνικής ενημέρωσης και πολιτισμού. Επισημένου, ο κύριο Σπουρλέτης, επίσης ότι η δεν ανήκει στην κυβέρνηση, ανήκει στον ελληνικό λαό, ο οποίος την πληρώνει. Και απτί να είναι ένα υπόδειγμα δέσμη τη και πλουραστική ενημέρωση. Αφορή... Τα όποια σχέδια για την πλήρη απαξίωση και διάλυση της έρθρα θα σταθούμε απέναντι και θα αγωνιστούμε για την αναβάθμιση τη μαζί με του εργαζόμενου από τα αποκλεισμένη σε περίπτωση. Συμειώνει που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο, εγώ θα ήθελα μόνο να πω ότι συνεχώς λαμβάνουμε τηλέφωνα, τηλεφωνήματα από τον κόσμο, ο οποίο μα δηλώνει την του και ρωτά τι ακριβώ γίνεται με την Ελλάδα. Γιονίσει, έχουμε την αντίδραση από την ΕΠ. Λοιπόν, είναι μια σπηρή ανακοίνωση ε, τη ε, Χρυσή Αυγή, όπου ασκεί κριτική καταρχήν σε εμά, την ΕΡΤ, γιατί λέει δεν προβάλλουμε τι απόψει τη Χρυσή Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε εμά, πολλέ φορέ και στο ρεπορτάζ έχει συμβεί να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα ο καθένα έχει την άποψή του. Ε, φυσικά είναι συγκίνητη ανακοίνωση και τα ιδιωτικά κανάλια. Λέει η Χρυσή Αυγή ότι χαρακτηριστικά ε, ε, ότι οι Έλληνε που υποστηρίζουν αυτή την ε, δημόσια εταιρεία, η οποία δεν σέβεται όμω την ε, Χρυσή Αυγή, του αποκαλούμε να ο Ναζί και δεν δίνει βήμα στου των κομμάτων. Ε, δεν νομίζω ότι ισχύει αλλά <Τι> αρμάνω, <Τι> ότι με αυτό το πάρον έχω να καταθέσω και όλοι μα, γιατί αποκαλείται το πολιτικό ρεπορτάζ, ότι σε όλη τη διάρκεια των πολιτικών εκπομπών που κάναμε, πριν από ένα χρόνο, τη διπλή εκλογική αναμέτρηση, στο, στο μόνο στούντιο που φιλοξενείται η Θεσσαλονίκη, ήταν εδώ η Θεσσαλονίκη. Και, και στα Δελτία Ειδήσεων Έχω κάνει Πάντα, πάντα, πάντα και όπως πρέπει βάλει, και με το χρόνο που αναλογεί ναι. Ανάλογα με την κοινοβουλευτική δύναμη που έχουν λοιπόν, τα κόμματα Πάντα σε όλα τα ρεπορτάζ Λοιπόν, ε, πάμε στην Οντήλι Ναρδάτου Γιατί πάμε πρώτα να δούμε και τις υπόλοιπες αντιδράσεις με τον Γιάννη Φασουλά Γιάννη, Έχουμε, έχουμε δύο ανακοινώσεις, δύο σποδρές ανακοινώσεις από την πλευρά του ΚΚΕ. Η πρώτη αφορά τις εξελίξεις, η δεύτερη, την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το ΚΟΚΟΙ λοιπόν τονίζει ότι με την καταδικαστία πράξη νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση δρομολογεί την κατάργηση και τη συγχώνευση δημόσιων φορέων και οργανισμών με σοβαρές για το λαό. Και συνεχίζει ε, το Κομμουνιστικό Κόμμα εκείνη κίνδυνη να κλείσει άμεσα η ΕΡΤ με βάση το νομοθετικό τερατούργημα. Πρέπει να βρουν τη συνολική αντίθεση των εργαζομένων και όλου του λαού. Το ΚΚΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στου εργαζόμενου, σε όλου του δημόσιου οργανισμού και στου εργαζόμενου τη ΕΡΤ και του καλεί να ορθώσουν ανάστημα και να συντονίσουν την πάλι του με όλου του εργαζόμενου. Αυτό σε ό,τι βράτη την αντίδραση ε, για τι εξελίξει στην ΕΡΤ, σε ό,τι αφορά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο καταδικάζει όπω αναφέρει την προκλητική απόβαση που με πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα στους υπουργού να βάζουν λουκέτα, να συνοχονεύουν και να καταργούν δημόσιους οργανισμούς οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες εργαζόμενους στον δρόμο. Η απόφαση καταλήγει το ΚΚΕ αυτή πρέπει να συναντήσει την καταδίκη και την αποφασική αγωνιστική απάντηση όλων των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Παυρούλα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω και σένα Και έλεγα ο Ντίνι Ναρδάκη ότι πόσο εύκολο είναι έτσι, και πώ υπάρχει αυτή η σκέψη το να κλείσει πέρα από όλα τα άλλα. Έτσι, μιλάμε με μία λογική ψυχρή. Να κλείσει έναν φορέα, έναν οργανισμό, ο οποίο είναι ζωντανό, λειτουργεί 24 ώρε το 24ωρα και έχει επάνω στι πλάστε του υποχρεώσει με διεθνεί συμβάσει και ξέρουμε ότι η ΕΡΤ είναι στο δίκτυο της EBU λοιπόν έτσι κι αλλιώς έχουμε συμβατικές υποχρεώσεις ως εταιρεία μπροστά μας συνεχώς κάθε μήνα και αδιαλήπτως και πώς σημαίνει βάζω νουκέτο και το, το κλείνω όλο αυτό και σήμερα υπογράφουμε μια πάρα πολύ σημαντική α, συνεργασία την είχαμε ήδη υπογράψει το πρωί αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξει, το απόγευμα στην Κινέζικη Πρεσβεία υπογράφουμε με το Κρατικό κανάλι με τι δημόσιε τηλεοράσει τη Κίνα. Ε, μια πάρα πολύ στενή ε, συνεργασία για ανταλλαγή και ρεπορτάζ και πληροφοριών. Ε, η ΕΡΤ και το δισογραφικό κομμάτι τη ΕΡΤ και το κομμάτι της, ε, του προγράμματο τη ΕΡΤ με το CCTV σήμερα το απόγευμα. Ε, θέλω να πω ότι είναι ένα ζωντανό οργανισμό και επίση είναι δημόσια. Είναι δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Αυτό σημαίνει λοιπόν. Αυτά από τα σοβαρά μέχρι τα πιο απλά που είναι οι ξεναγήσει σχολείων καθημερινώς εδώ, εδώ στην ΕΡΤ με ένα ειδικό προσωπικό που παίρνει λοιπόν τα παιδιά και τα γυρνά και γνωρίζουν τι σημαίνει ενημέρωση τι σημαίνει ραδιόφωνο τι σημαίνει τηλεόραση τι σημαίνει πολιτισμός γιατί η ΕΡΤ δεν είναι μόνο ενημέρωση δεν είναι οι εκπομπές άλλου περιεχομένου είναι πολιτισμός, έχουμε τις ορχήστρες μας οι ε, επιτελούν ένα άλλο έργο, έτσι, είναι όλο αυτό μαζί και αν φαίνεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων εδώ, πάνω από 2.000, είναι γιατί είναι όλο αυτό το δίκτυο της ΕΡΤ. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι η ΕΡΤ ως Δημόσιος Δημοτικός Φορέας χωρών της Ευρώπης ανήκει στην ΜΠΥΙΓΟ. Ε, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ανήκουμε μαζί με τις άλλες δημόσιες τηλεόρασεις σε έναν πολύ ισχυρό χώρο ε, που δείχνει ότι η Ευρώπη όταν αποφάσισε να το κάνει αυτό και όταν αποφάσισε οι χώρες της Ευρώπης με όλο αυτό, με το, ε, με το ευρωπαϊκό ιδεώδες να έχουν δημόσια τηλεόραση, το αποφάσισαν να πολύ το συνειδητά. Ε. Μιλήσαμε λοιπόν με τη Γενική Διευθύντρια της, της EBU, είναι ήδη ενημερωμένοι ε, όλη στην EBU για το τι συμβαίνει με την ΕΡΤ. η ίδια. Μα είπε ότι δεν μπορεί με ένα απλό νομοθετικό ε, για βάζει βάζει να, να κλείσει, έτσι. Ναι, να κλείσει λοιπόν. η δημόσια τηλεόραση. Επίση, να επισημάνω ότι όχι μόνο δεν μπορεί να κλείσει έτσι, το, το διερευνούν και εκείνοι και εκείνοι θα κάνουν το διάδημά του. Μιλούν και με τους νομικούς του νομικού του συμβούλου για να δούνε α, πώς θα το, το διαμορφώσει. Μιλάμε σε επίπεδο σενάριων ακόμη, γιατί δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αν τελεία συνάδελφοι είμαστε πρώτο θέμα, δυστυχώ με αυτόν τον τρόπο, η ΕΡΤ. Yeah. Όμω, ε, συνεχίζουμε στα και πάμε στις δραματικές εξελίξεις, κυρίε και κύριοι, που έχουμε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε να μιλήσουμε με την ανταποκλήτριά μας, την Αριάννα Φερεντίνου, να δούμε τι γίνεται εκεί. είχαμε το πρωί η εισβολή των δυνάμεων της αστυνομίας κεντρικέ πλατείε τη Κωνσταντινούπολη εφηγιαστικές ε, ε, ε, ε, και σαρωτικές ε, Αριάννα. Για πες μας λοιπόν πώς έχει η κατάσταση γιατί ο Ερντογάν διαμεινεί σε όλους τους τρόνους ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Ε, για αστυνομία την Κωνσταντινούπολη έτσι ακριβώς με τα πράγματα. Ε, η αστυνομία όχι μόνο έκανε και καθάριση σε όλη την πλατεία τεξίν. Αλλά πριν από λίγη ώρα μπήκε και στο πάρκο. Ε, Μία δύναμη τη αστυνομία μπήκε και στο πάρκο εκεί. Βέβαια, ε, δεν, δεν, ε, δεν μπροστάθηκαν κανένα ή δεν προσπάθησαν να απομακρύνουν ε, ε, του διαδηλωτέ που βρίσκονται εδώ σε 13 μέρε στο πάρκο. Ε, ωστόσο, κανένα δεν ξέρει ποιε θα είναι οι προθέσει του. Παράλληλα, η πρωτοβουλία τη πλατφόρμα Ταξίν είναι οι διοργανωτέ τη πρωτοβουλία και τη διαδήλωση. Βγήκε από όλο τον κόσμο να συγκεντρωθεί στο πάρκο Μπουζή από στις 7 η ώρα για να, για να εκδηλώσει την υποστήριξή τη προ την, την ε, κινητοποίηση διαμαρτυρία. Ε, Επίση, σε άλλη γειτονιά τη Σκοτσουμαρκία, εκεί που βρίσκονται τα κεντρικά δικαστήρια, ε, είχαμε ε, τα επεισόδια όπου η αστυνομία μπήκε μέσα στην αίθουσα του δικαστικού μεγάλου και συνέλευε περίπου 20 δικηγόρου. Οι οποίοι ε, διαδήλωναν υπέρ των ε, διαδηλωτών τη ε, πλατεία Ταξίμ. Ε, ε, τώρα, αυτή τη στιγμή, οι δικηγόροι είναι 20, ίσω είναι και περισσότεροι, του οποίου ε, αστυνομικοί μάλιστα έριξαν στο έδαφο, έφτιαξαν τα κουκαλιά του ε, και του δύο ε, προσφύγακαν στο δικαστήριο, ε, ε, μάλλον στο, στο, στο αστυνομικό τμήμα, βρίσκονται στο τμήμα και έξω από το τμήμα αυτό περιμένουν δεκάδε συναδελφοί του. Ζητώντα την απελευθέρωση των δικηγόρων αυτών. Λοιπόν, λοιπόν, εδώ βλέπουμε, Αριάννα, να σε διακόψω λίγο, για να καταλάβουν και οι τηλεοπτικέ. Είναι απευθεία λοιπόν οι εικόνε που βλέπουμε ε, από τι. Ε, σε πλήρη εξέλιξη είναι τα επεισόδια και ουσιαστικά είναι ένα κλεφτοπόλεμο διαδηλωτών και αστυνομία. Έχουν οχυρωθεί με ό,τι μπορούν με πρόχειρα οδοφράγματα εκεί και γίνονται, ε, γίνεται ένα κλεφτοπόλεμο λοιπόν με, πολλά, ε, με πολύ καπνό. Ε, από τη μία πλευρά βλέπω ε, και ενώ Αριάννα έλεγε έκανε γνωστό θες ο Πρωθυπουργός Ερντοάν ε, προσπαθώντας έτσι λίγο και να αποκλιμακώσει γιατί είναι καρό το γεμαστίγιο όπως έχω καταλάβει με τις ομιλίες του όλες αυτές τις ώρες ότι πρόκειται να συναντηθεί με αντιπροσωπεία των διαδηλωτών αύριο Ναι, αυτό παραμένει ε, και μάλιστα ε, το ραντεβού παραμένει για αύριο και έτσι μόνο αυτό ο, ο του Παταδημοπολής ε, σήμερα το πρωί ε, αν ε, δύνατος να ε, σχέψει τύπος στις 10 το πρωί την οποία νομίζω καλύψαμε ε, είπε ότι ε, ε, ε, ε, εμείς θα κάνουμε απλώς θα, θα αφαιρέσουμε τα πανό και τα ενδοφράγματα από την πλατεία και δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο και δεν θα πειράξουμε τους διαδηλωτές του πάρκου Πράγμα το οποίο ε, έγινε ως έναν βαθμό, αλλά μετά η αστυνομία αφενός συγκρούστηκε με διαδημοτές πριν από μία ώρα περίπου έτσι και μέσα στο πάρκο. Οπότε όπω και τα πράγματα ε, ανερούνται πολύ ασκολα λόγω των, ε, των ειδικών καταστάσεων και των ειδικών ε, των ειδικών. Πρέπει να προσέχουμε κάθε στιγμή τι δηλώσει και τι αντιδηλώσει και τι συμβαίνει. Mm. Αυτό που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να δούμε πώ ο κόσμο θα μαζευτεί από όσου 7 το απόγευμα, ε, όπω φυσικά η πλατφόρμα αυτή, η πλατφόρμα του Ταξίν, λέει ότι εμεί είμαστε αποφασισμένοι ε, να μην επιτρέψουμε ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο που υπάρχουν να γίνει στην και ότι θέλουμε όλες μας, τις, ό, όλες μας τα αιτήματα να ικανοποιηθούν. Ένα από τα αιτήματα αυτά είναι να γίνουν έρευνες όσον αφορά την συμπεριφορά της αστυνομίας και όσοι έχουμε ευθύνες. Για τα το μανιρό επεισόδια να, να καθαιρεθούν, να φύγουν από το σπίτι του και να, ε, να παραπευθούν στο δικαστήριο. Όπω καταλαβαίνετε, λοιπόν, είναι πολύ πεταμένα τα πράγματα. Πολύ τεταμένα οι τα πράγματα, είναι... το βλέπουμε συνεχώ. Ενώ υπάρχει πάντα έτσι, και το μήνυμα, το άλλο που έστειλε ο Πρωθυπουργό Ερντοάν, ότι κοιτάξτε να δείτε το Σαββατοκύριακο, αν θέλετε εσεί διαδηλώσει στις πλατείες, κατεβάζω και εγώ του οπαδούς μου και έχουμε αντιδιαδηλώσει. Ναι, οι οποίε είναι ναι. επίση σε κρεμότητα, Αριάννα. Ακριβώ. όλο ε, ότι νωρίτερα σήμερα, ε, μετά την έποδο τη αστυνομία, την, την πρώτη εύκολο, την πρωινή εύκολο, αλλά ήταν μίλησε στην κοινοβλητική του ομάδα ε, και είχε, ήταν πάρα πολύ έντονο πάλι, ο, και πάλι ε, ε, χρησιμοποιήθηκε πολύ βριστικού λόγου, πολύ ευριστικού χαρακτηρισμού για του διαδηλωτέ του οποίου. Κάποιο σηγνύει, και χαρακτήρισε σε κάποια στιγμή και παράνομε κατσαβούρε χρησιμοποιώντα. ότι η κατσαβούρα είναι και από την επορική λέξη που ναι. χρησιμοποιεί ακριβώ αυτό το μέρο. Mm. Ε, η, η, η, η οποία κυρίω από του βανταλισμού, ο καταστροφό τη δημόσια υπερνοσία. Φυσικά τα έβαλε με τα μέσα κοινωνική δικτύωση, με τα μέσα ενημέρωση, με του ξένου κύκλου οι οποίοι θέλουν να υπονομεύσουν την οικονομία τη χώρα. Ε, και είπα λοιπόν ότι εμεί είμαστε ένα κόμμα το οποίο ε, ακούει την κοινωνία, λαμβάνει τα, τα μηνύματα τη κοινωνία και δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο περιμένει την σκάλπη για να μπορέσει να ε, ανταποκριθεί ε, στα αιτήματα τη κοινωνία. Αυτό είναι απάντηση σε αυτό που είχε ναι. πει ότι αν δεν δε θέλετε να με καταψηφίσετε στις Τα εκλογές. Λοιπόν πάμε να τον ακούσουμε τι ακριβώς είπε και να δούμε επίσης ενώ βλέπετε πάντα σε απευθεία ε, ε, την εικόνα από την ε, πλατεία Ταξίμ αυτή την ώρα η οποία ε, έχει γίνει πεδίο μάχη στην ε, Κιλολεξία. Πάμε να δούμε τι έγινε και επίσης ε, το πρωί νωρίτερα με την έφοδο της αστυνομίας στο πάρκο Γκέζι. Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın sökülmesi ve taşınması aşamasında başlayan gösteriler maalesef amaç değiştirerek, kabuk değiştirerek ilk çıktığı andan çok farklı bir noktaya ulaştı. Bu süreçte birkaç kez tekrarladığım bir hususu burada tekrar vurgulamakta fayda görüyorum. AK Parti olarak... Τοπλυσαλ χαδισελερι οκουμακ yaşadanan olayları analiz etmek ve iyi değerlendirmek konusunda her zaman çok büyük bir hassasiyet içinde olduk. με ανέλαβαν δράση. Η επιχείρηση Αστραπή που είχε στόχο να του απροσδόκητα. Σε μάχη σώμα με σώμα. Σε την πόλη από βόμβα και θωρακισμένου οχήματο. Σοπαρισμένοι και οι ξένοι ανταποκριτέ στην Κωνσταντινούπολη χαρακτηρίζουν απροσδόκητη την κλιμάκωση βία. These hours the οι διαδηλωτέ απαντούσαν με πετροπόλεμο ως και με πυροτεχνήματα στην αστυνομική καταδίωξη. Ο κυβερνήτη τη Κωνσταντινούπολη, Χουσέινα Βιμνουκιού, διευκρίνησε ότι η αρρωτική επέμβαση, ύστερα από την οριστική καταστολή των παράνομων, όπω τόνισε διαδηλώσεων και την απομάκρυνση των δοφραγμάτων και αντικυβερνητικών συμβόλων από το μνημείο Τατούρκ. Σύγχυση προκάλεσε η δήλωση του αξιωματούχου ότι οι διαδηλώσει στο πάρκο Γκεζίδ ήταν η επέμβαση αρχισε toplanmış durumda 8 το de çağrısı bu πρώτη oldu. Sık sık meydana getirilen polis aracından, anons aracından Gezi Parkı'na şeklin Gezi και παραδοσιακή και μια άλλη συνοικία τη Κωνσταντινούπολη, αλλά και η γειτονιά τη Άγκυρας. Μετά την προειδοποίηση του Ερτογάν ότι οι διαδηλωτέ θα πληρώσουν το τίμημα, ξέσπασαν οδομαχίε ακόμη και στη γειτονιά χειριμή τη η οποία είχε μείνει ανεπηρέαστη από τα επεισόδια των τελευταίων 11 ημερών. Να συνεχίσουμε το δελτίο μα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου στην Αθήνα, δεύτερη μέρα σήμερα. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Γιάννη Τρουπί, μάλιστα, είδαμε ε, και σε απευθεία σύνδεση νωρίτερα τι δηλώσει που έκαναν οι δύο Πρωθυπουργοί. Ε, Βγάζοντα και αρκετέ ειδήσει, και να ξεκινήσουμε με το θέμα των ημερών, ε, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή που έχει παρουσιαστεί στο διαγωνισμό με Δέπα και ΔΕΣΦΑ. Εγώ oh, πράγματι, στα βούλια βγήκαν πολλέ ειδήσει από αυτή τη συνάντηση και κυρίω από τι δηλώσει των δύο ανδρών. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπεσα από την εμπλοκή στη ΔΕΠΑ και στη ΔΕΣΠΑ. Εκεί ρωτήθηκε τόσο ο κύριο Αμάρα όσο και ο κύριο Γιόνκερ Ο πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου και πρόεδρο του Γιώργου, μάλιστα, έδωσε μια απάντηση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Σημείωσε ότι ε, δεν ξέρει αν η κομισιόν παρενέβη ή όχι προ την ρωσική εταιρεία, έτσι ώστε να μην γίνει. Αυτή η συμφωνία Είπε όμως ο κύριος uh, Γιόνκερ Ότι εάν η Κομισιόν πράγματι μπήκε στη μέση Τότε θα πρέπει να λάβει και τι ε, συνέπειε, να υποστεί και τι συνέπειε. Προφανώ, φωτογραφίζοντα ουσιαστικά τη μεταφορά έτσι, των χρημάτων, όχι φέτο αλλά του χρόνου, έτσι ώστε να μην υπάρξουν νέα μέτρα. Αυτό που θέλει δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα. Αυτό Είχαμε... το οποίο επίση διέξωσε κατηγορηματικά ο Αντώνη Σαμαρά, ότι μάλιστα ε, οι τεστιότητε ε, όσοι προβάλλουν το γεγονό αυτό. Συνδέονται τα δύο γεγονότα. Με τη λήψη νέων μέτρων. Ο κ. Σαμαρά λοιπόν είπε ότι ο διαγωνισμό έγινε με όλου, με βάση όλου τι διεθνεί ε, κανόνε, όλου του για του με απόλυτη διαφάνεια, όπω έπρεπε να γίνει πριν λίγε μέρε πριν, πριν, πριν κλείσουν οι προσφορέ. Ε, όλα ήταν μια χαρά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Υπήρξε όμω αυτή η ιστορία δεν έχει να κάνει τίποτα με την ελληνική πλευρά είπε ο πρωθυπουργό και χαρακτήρε αστειότε, όπω είπε και τα όσα σενάρια συνδέουν. Είναι μη λήψη ναι, απόφαση. Δηλαδή, ωστόσο, ναι, η, η κυβέρνηση θεωρεί κλίσης. ότι δεν έχει κλείσει το θέμα. Έχει ναι, ναι, προκυληθεί θα... και πάλι διαγωνισμό. Να γίνει και νέο διαγωνισμό. Θεωρούμε στην κυβέρνηση ότι με την αλλαγή του κλίματο διεθνώ μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα και μάλιστα γρήγορα. Εκεί ο Πρωθυπουργό επετέθηκε σε όσου βρίσκονται απέναντι, όπω είπε, στι αποκρατικοποιήσει. Αποκρατικοποιήσει θα γίνονται και θα πρέπει να γίνουν για να φέρουν έσοδα στο ελληνικό κράτο. Από και πέρα και οι δύο τοποθετήθηκαν σε ερώτηση τη για την, για την κόντρα ΔΝΤ και ΕΕ. Πάμε πρώτα να δούμε πρώτα να α, τα σημεία αυτά που αναφέραμε σε ό,τι αφορά το αέριο, έτσι, τον ενεργειακό τομέα. Γιατί όπως βλέπουμε υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλε τι ε, πλευρές οι οποίες διαγωνίζονται εντός και εκτός Ευρώπης. Πάμε να ακούμε τις δηλώσεις, αυτές, να τις δηλώσεις αυτές και μετά να αφήνουμε στην κόντρα για την έκθεση με τα λάθη του ΔΝΤ. Είναι έξου και πέρα από εμά αυτά τα προβλήματα. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα άλλο Θέλω όμως να πω ότι από την άλλη πλευρά Υπάρχει μια αξιολογή προσφορά Και ελπίζω να είναι ιδιαίτερα σημαντική Όταν ανοιχθεί Αύριο μεθαύριο Για την πλευρά της Δέσφα Που φαίνεται Ότι αυξάνει Και τις πιθανότητες Που έχει η Ελλάδα Να κερδίσει την άλλη τεράστια υπόθεση Που λέγεται ΤΑΠΟΥ θα ενώνει αυτός ο αγωγός Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία Θέλω να επαναλάβω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν να γίνει καμιά αποκρατικοποίηση στην Ελλάδα Αυτή είναι απέναντί μας Αυτοί τη μια μας κατηγορούν επειδή κάνουμε αποκρατικοποίησει, την άλλη μας κατηγορούν με το πρώτο εάν οποιοδήποτε πρόβλημα μικρό ή μεγάλο είναι μπροστά στι και θέλω να πω ότι έχουν ακουστεί μέχρι και αστιότητες ότι λόγω αυτής της όποια προσωρινής εμπλοκής θα υπάρξουν νέα μέτρα. Ε, αυτά είναι αστιότητες. Λοιπόν, ε, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό τι ανέφερε για το ζήτημα αυτό που έχει δημιουργηθεί. Ε, Ιδιαίτερα ενδιαφέρον επίσης, παρουσιάζουν οι δηλώσεις που έκαναν οι δύο Πρωθυπουργείς, ό,τι αφορά λέγαμε Γιάννη, αυτή την κόντρα και τον, uh, τη σκόνη που έχει σηκώσει, η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μίλησε και έκανε την αυτοκριτική του για τα λάθη που έγιναν στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας. Ναι, ο κύριο Γιούνκερ Σταυρό ήταν πολύ προσεκτικό στην απάντησή του αυτή. Μάλιστα, είπε ότι πάντα γίνονται λάθη και ήταν λογικό να υπάρξουν λάθη δεδομένε και τη κατάσταση. Το κεντρικό σημείο ήταν ότι εκείνη την περίοδο θα έπρεπε όλοι να επικεντρωθούν στο πώς πόσο... η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ, στην ευρωζώνη, να μην βρεθεί εκτό. Αφού λοιπόν αυτό ο στόχο επετέφθη είναι πάντα πολύ σημαντικό. Αλλά λάθη γίνονται σε κάθε περίπτωση, είπε ο κύριο Γιούνκερ. Ο κύριο Σαμαρά. Ξεκαθάρισε ότι από του εταίρου μα εμεί περιμένουμε να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα και από εκεί και πέρα, πρώτο στόχο είναι να κοιτάμε μπροστά. Θα πρέπει να μην κρεμίσουμε την αξιοπιστία που, έχουν, που έχει φτιαχτεί, που έχει δημιουργηθεί μετά από τι θυσίε των Ελλήνων πολιτών. Και βεβαίω ότι καταψηφίζοντα και το πρώτο μνημόνιο, ο κ. Σαπαρά έδειξε εμπράκτο στη Νέα Δημοκρατία, όπω είπε ο κ. ότι εκείνα τα λάθη, τα λάθη τα οποία λέει το Διεθνέ Ανθρωπιστικό Ταμείο και εκείνο τα είχε εντοπίσει. Από νοέρις. Τώρα, αν θέλουμε να συνοψίσουμε. Την συνάντηση αυτή έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Είναι γνωστέ άλλωστε οι απόψει του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου για την Ελλάδα και σε περίοδο δύσκολη και σε καιρού δύσκολου ήταν από του λίγου που είχαν βρεθεί κοντά στη χώρα μα. Ε, ήταν πολύ θερμέ οι, οι τοποθετήσει του και βεβαίω ε, έκανε και μια τοποθέτηση που θα πρέπει να την κρατήσουμε γιατί στο τέλο του μήνα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφή yeah. στι Βρυξέλλε. Εκεί ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κ. Γιούγκερ να δημιουργήσει συγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα για την Ελλάδα για την καταπολέμηση τη ανεργία <laughs> και για το νέο. Ακριβώ τη Μάρσα σε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κοινοτικά ταμεία να πάνε τα περισσότερα στην Ελλάδα, διότι έχει τεράστιο πρόβλημα ανεργία των νέων. Άμεσο μεταπήκε στον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Θα πάμε και εμεί σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το σημείο αυτό που αναφέρονται οι δύο πρωθυπουργοί στην έκθεση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Τελευταία 24 ώρα βλέπουμε μια ενδυνόμενη κόντρα διαμάχη τόσο του μεταξύ τη Ευρώπη και του Διεθνού Ταμείου για το ελληνικό πρόγραμμα. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιό και των δυο σα για αυτή τη διαμάχη και βεβαίως εάν αυτή η κόντρα μπορεί να έχει και κάποια αποτελέσματα για τη χώρα μας αν υπάρξει πε πε περιθώριο φελτίωσης του προγράμματος μέσα από αυτή τη διαμάχη. Εγώ έχω συνήθεια να μην εμπικρίνω ποτέ εκείνους οι οποίοι... Ε, ε, Κάνουν πρόοδο όσον αφορά την αυτοκριτική τους. <ελυκλή> Ωστόσο, <ελυκλή> είναι αλήθεια ότι... <ελυκλή> Τα θέματα τα οποία έθιξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι σημαντικά. Εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι ο τρόπος με τον οποίο το Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν πίστεψα ποτέ ότι αυτή η διαδρομή ήταν αλάνθαση. Υπήρξα λάση. Ποιος δεν θα είχε κάνει λάθη δεδομένης τη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Poured… αλλά πρόκειται για μία συζήτηση η οποία ναι μένει να απαραίτητη αλλά κατά τη γνώμη μου ένα συμπέρασμα μπορεί να προκύψει από αυτό ότι κανείς δεν είναι αλάνθαστος και όλοι μπορούν να κάνουν λάθιος προς την κρίση τους πιστεύω ότι και εμείς και το ΔΝΤ ήμασταν υπερβολικά αισιόδοξοι όσον αφορά τι προοπτικές πρόοδου της ευρωπαϊκής και της ελληνικής οικονομίας ε, και υπήρξε υπερβολική αισιοδοξία όσον αφορά τις προοπτικές που πιστεύαμε ότι εμφανίζονται στον ορίζοντα όλοι λοιπόν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 τα οποία έγιναν νομίζω ότι το βασικό αποτέλεσμα επετέχθη περιμένουμε να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα για τα σφάλματα του πρώτου μνημονίου γνωρίζετε ότι τα επεσήμανα πρώτος δεν έπεσα από τα σύννεφα ήξερα και το είχα πει ότι ήταν η λάθος συνταγή αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα που η κατάσταση στην Ελλάδα αλλάζει και θα γυρίσουμε πίσω και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το χθε αντί με το αύριο αυτά ήταν λάθη τα οποία σήμερα μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας διορθώνουμε έγιναν ήδη πάρα πολλά τα επιτόκια για να πω ένα παράδειγμα είναι σήμερα στο μισό από ,τι ήταν το 2010 το χρέος έχει κορευτεί σημαντικότατα οι αποκρατικοποίησεις ο οποίες εξαρχής απέμενα προχωρούν κανονικά Οι διαρθρωτικές αλλαγές οι στηρίξαμε έχουν επίσης δημιουργήσει συνθήκες για πρόοδο και ανάπτυξη Επομένως αυτά τα λάθη τα οποία είχαν ψημανθεί σήμερα διορθώνονται Αλλά αυτήν την αξιοπιστία που κερδίσαμε Αυτήν τη σταθερότητα που αποκαταστήσαμε Το γεγονό ότι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 Αυτό κάνουμε και η συζήτηση όλη με τον ε, Πρωθυπουργό του Λοξοδούργου εκεί ακριβώς επικεντρώθηκε στο πώ θα μπορέσουμε με συγκεκριμένο βηματισμό να βεβαιώσουμε και τον ελληνικό λαό και τους Ευρωπείους οι οποίοι μας παρακολουθούν ότι η Ελλάδα με ασφάλεια βγαίνει από αυτό το τούνελ το οποίο έχει κοστίσει πάρα πολύ ακριβά στις θυσίες των ελληνικών λαό. και από εδώ και πέρα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό που λέγεται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 να πάμε και πάλι στον Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, έχουμε σχόλιο από την. Ναι, θα πάμε σε λίγο, γιατί όπω σα λέγαμε και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, ο κ. Σουλιουνκέρ, έγινε στη συνέχεια δεκτό μετά τη συνάντηση και την συνέντευξη που δώσανε με τον Πρωθυπουργό. Έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία, τον Κάρολο Παπούλια, ο οποίο μάλιστα του απένει με το μεγαλόσταυρο του τάγματο του Σωτήρο, την ανώτατη διάκριση που δίνεται σε ξένου πολίτε. Πάμε να δούμε τι ακριβώ είπαν οι δύο άντρε μπροστά στι κάμερε. Είναι η ύψη τη πίστη που μετνεί ω την Ελλάδα και πρέπει να τονίσουμε την πίστη είναι μια πίστη που είναι η πίστη που είναι η πίστη που είναι η είναι η η που είναι η πίστη που που είναι η πίστη που είναι η πίστη που είναι η και αυτέ οι μεγάλε θυσίε που μα προβληματίζουν για Και je crois que ces sacrifices doivent donner lieu à des questions au niveau de nos partenaires. πρέπει να σα πω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι je dois vous dire, monsieur le Premier Ministre, que le peuple grec n'a plus la possibilité d'endurer d'autres sacrifices. Πρέπει να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 Κύριε Πρόεδρε, εγώ συμμερίζω με την απόκρισ αυτό που είπε να δείτε ότι ο ελληνικό δρόμοι πραγματικά έχει καταβάλει θεράσκει τη οι πραγματικά έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο σάρρος. Θα ήθελα, σε αναγνώριση αυτό το τόσο μεγάλο σάρρος που έδειξαν οι Ελληνες, να υπάρχει τώρα χώρος για μια νέα ελπίδα un peu Δεν θα Je ne sais pas. Les prévisions qui ont été faites en la qui les J'ai les prévisions qui ont été faites par le grand problème quand je dis le Εθετεύω ότι κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά καθόλου τη διάρκεια τη ελληνική προετρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πραγματικά να εγκαστησουμε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αντιμετώπιση τη ανεργία Ευρωπαϊκό επίπεδο. Nous avons écrit une autre décision de transaccueillir un volume euh, de 6 milliards d'euros à la lutte contre le fromage des jeunes de 6 milliards d'euros euh, financières de mesure entre 2014 et 2015. Στην Ευρώπη έχουμε λάβει την απόφαση για ένα κονδύλι ίσους <συμπίσεις> 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα 6 λοιπόν δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της αλληλεγγίας των νέων για την περίοδο από το 2014 έως το 2020. Yeah. Λοιπόν, Γιώργο, έχουμε σχόλιο από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που έγιναν κατά τη διάρκεια της κοινής συναντεύξης τύπου που έδωσε με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Σχόλιο από τον ΣΥΡΙΖΑ για τον πάνω σχολέτη εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Αναφέρουν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει παταγώδης αποτυχία της στρατηγικής Σαμαρά. Και ρωτάει ο κ. Σκουρλέτη αν πρόκειται για συνειδητά ψεύδι ή αδυναμία κατανόηση τη πραγματικότητα. Αυτά είναι που κάνουν τον Πρωθυπουργό να μην ομολογεί την διάψευση του success story. Δεν είναι τίποτα άλλο από παταγώδη αποτυχία, όπω αναφέρει ο κύριος Σκουρλέτης. Το χθεσινό φιάσκο με τη ΔΕΠΑ, η παραπομπή στο απροσδιορισμένο μέλλον τη πιλωτική εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ, η νέα μείωση βιομηχανική παραγωγή και η πρόβλεψη για πρωτογενέ έλλειμμα. Αντί ο κύριο Σαμαρά, όπω αναφέρει ο κ. να θέσει θέμα λάθο στρατηγική στον κύριο Γιουνκέρ, μίλησε για κασάνδρες που διαψεύστηκαν. Αυτέ οι αναφορέ, επισημαίνει ο είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Οπότε, άλλωτε, τα λόγια του Πρωθυπουργού δεν ήταν τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Μάλιστα. Παραμένει, όπω και οι συνάδελφοι, ο Γιάννη Τρουπή και ο Διονύσης Μποτώνη. Και πάμε να δούμε ε, επανερχόμενοι στο ζήτημα του εισευλοκλήρου που παρουσιάστηκε στο διαγωνισμό Γιάννη με ΔΕΠΑ και ΔΕΣΠΑ. Να δούμε το παρασκήνιο της όλης ιστορίας, γιατί άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια έτσι το παρασκήνιο που φαινόταν να παίζεται χοντρό τεχνίδι από όλες τις πλευρές που ακύρωσαν την όλη διαδικασία τουλάχιστον προ το παρόν όπως λέει η κυβέρνηση. Σταφρό ήταν προφανέστατα μια διαδικασία με έντονο παρασκήνιο καθώ οι παίχτες ήταν πολύ μεγάλοι. Άρα αυτό το γνωρίζαμε όλο αυτό το καιρό. Τι έγινε τώρα αυτό που λένε στην ελληνική κυβέρνηση και επισήμως και ανεπισήμως θα σου έλεγα Είναι ότι η Ελλάδα έκανε όσα έπρεπε Ότι έπρεπε μέσα στις σωστές προθεσμίες Μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας και της διαφάνειας Όπως μας μάλιστα έλεγε κορυφαία κυβερνητική πηγή βάλαμε, ο, ανοίξαμε όλα τα χαρτιά μας στο τραπέζι και απλώς προσκαλέσαμε και θελήσαμε να φέρουμε τους μεγάλους παίκτε να ανοίξουν για αυτή τα χαρτιά τους μέχρι και τελευταία στιγμή έδειχναν ότι όλα πηγαίνουν ουμαλά όμως τελικώς υπήρξε αυτή η παναχώρηση από ρωσικής πλευράς αυτό λένε στην κυβέρνηση mm -hmm. από εκεί και πέρα το τι μελικενέστε όπως είπαμε ήδη θα υπάρξει νέα προκήρυξη του διαγωνισμού πάρα πολύ σύντομα θεωρούν στο Μεγάλο Μαξιμού ότι το διεθνές κλίμα το οποίο έχει αλλάξει θα μπορέσει αυτή τη φορά να προσελκύσει συγκεκριμένο ενδιαφέρον ενώ θα, ε, τονίζουν ότι με την υποψηφιότητά της με την δεσμευτική προσφορά που κατέδεσε η αζέρικη εταιρεία Σοκάρ η κρατική εταιρεία του Αζερμπάιτζαν Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμο για μια άλλη πολύ μεγάλη ξένη επένδυση. Αυτό είναι στο μεγάλο μαξί μου. Μιλάμε για τον αγωγό ψυχικού αερίου, ΤΑΠ. Ο αγωγό μπορεί να περάσει από την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό, Σε απλά, με απλά νούμερα. Ότι μιλάμε για μια επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ και για πάρα πολλέ χιλιάδε άμεσα νέες θέσει εργασία. Είναι κάτι στο οποίο επενδύουν στην ελληνική κυβέρνηση. λοιπόν ότι αυτή η πρόταση τη σοκά μπορεί να ανοίξει τον δρόμο και για αυτό. Με από ένα πέρα πλαίσιο, πλαίσιο ανταγωνισμού ακριβώς. έτσι βάζοντα και του κόσμιου. Από και εκεί το και πέρα γνώνα, το δικό του Θα δικό. πρέπει να σα πω ότι υπάρχει εδώ ένα ζήτημα το τι θα γίνει με τα λεφτά τα οποία είχαν προϋπολογίσει περίπου ένα δισεκατομμύριο από την πώληση, από την αποκρατικοποίηση τη ΔΕΠΑ. Ναι. Στην κυβέρνηση δεν δείχνουν να ανησυχούν. ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγο ανησυχία. Δεν υπάρχει θέμα λήψη νέων μέτρων για να καλυφθεί αυτό το κενό το ακούσα μήνα τον κύριο Σαμαρά. Λένε μάλιστα ότι ακριβώ επειδή αυτό ο διαγωνισμό. Αυτή η αποκρατικοποίηση ακυρώθηκε με όχι πετιότητα τη Ελλάδα. Δεν φταίμε, εμεί λένε χαρακτηριστικά. Mm. Θεωρούν λοιπόν ότι στην Τρόικα θα πάνε με αυτό το αίτημα, ότι επειδή ακριβώ δεν έρχεται η Μαργκρέτα, θα πάμε για το χρόνο. Θεωρούν 24. λοιπόν ότι μπορούν να λοιπόν. το πετύχουν αυτό. Ακούμε και τον πρόεδρο του Σταϊπέ, τον κύριο Σταββίδη, τι είπε για το ζήτημα αυτό. Α. Δεν το περιμέναμε, δεν υποστήκαμε σοκ. Το γεγονό και προσέξτε, δεν εμφανίστηκαν και το χρηματιστήριο. Συνολικά. Δεν εμφανιστήκαν οι Ρώσοι ναρκά. Ούτε η Γκάσπρομ, ούτε η Συνθέζη, δεύτερη εταιρεία που είχε δηλώσει ότι θα έδωνε προσφορά για τον δεύτερο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εμεί πείσαμε του Ρώσου και εμεί σαν τα που κάναμε όλη τη διαπραγμάτευση, γιατί τη διαπραγμάτευση δεν την έκανε κανένα άλλο, μόνο εμεί, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση, ότι οι Ρώσοι ήταν καλοδεχούμενοι. Από εκεί και ύστερα μα έδιναν εύσημα την περασμένη εβδομάδα για τον τρόπο που χειριστήκαμε το όλο θέμα και τελικώ αποφάσισαν να μην κατέβουν. Ε, Διονύση, να είστε στους κυβερνητικού εταίρους οι οποίοι μιλούν βεβαίως για δυσάρεστες εξελίξεις στο ζήτημα αυτό και ζητούν ενημέρωση. Να σου πω στα στο Πασόκ ε, κάνουμε λόγο για αρνητική εξέλιξη, υπάρχει ευνηδιασμό, δεν έχουν ενημερωθεί. Ε, να δώσουμε και μια πληροφορία ότι στην πρόσφατη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών ο κ. Βανιζέλο είχε εκφράσει του φόβου του για αυτέ τι συζητήσει, για αυτό τον deal έτσι όπω πήγαινε και όλη η διαδικασία. Και η απάντηση που έλαβε, λένε οι πληροφορίες μα, είναι ότι όλα πάνε καλά. Πάντω στο Πασόκ λένε ότι είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη, ε, εδώ αυτό που πρέπει να κάνει τώρα η χώρα είναι ε, να έχει αξιοπιστία και επίση. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυθούν πρόσθετα νέα μέτρα επειδή θα υπάρξει σε εισαγωγικά ή μία, μία τρύπα ενός δις έχει προπολογιστεί. Ναι. Δηλαδή από εκεί πέρα ό,τι και να γίνει θα πάνε στο 2014 και πάντως όχι νέα μέτρα. Και η Δημοκρατική αριστερά είναι στον ίδιο τόνο, στο ίδιο τόνο. ζητά ενημέρωση και βεβαίως λέει ότι είναι μια δυσάρεστη, δυσάρεστη τροπή η δηλαδή όλη ιστορία δηλαδή. έχει πάρει. Ε, πάμε και στην αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Παντελάκη για να βάγει βεβαίως στην όλη υπόθεση, όπως να στην γύρω μια σειρά από κρίσιμα εθνικά ζητήματα επισημένουν ότι οποιοςδήποτε ενδιαφερόμενος, είτε αυτή είναι η Ρωσία, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες είτε το Αζερβαϊτζάν, προωθεί στρατηγικούς του στόχους. Από την άλλη όμως η κυβέρνηση δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντα τη uh, χώρα, την οποία εκπροσωπεί και τους λόγους uh, για τους οποίους εξελέγει στην, uh, στην χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαβλέπει ότι μπορεί να υπάρξουν α, νέα μέτρα με αφορμή της α, εξελίξης και να χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέρεις ανακοίνωσή του, το ψευτοδίλημα ιδιωτικοποιήσεις ή νέα μέτρα προκειμένου να εκβιαστεί η κοινή γνώμη και να λεφτεί αδιαμαρτύρεται αυτή την επιβολή των νέων μέτρων. Mm. Μιλούν για επιχείρηση εξαπάτησης που έχει κοντά ποδάρια και όπως λένε η κυβέρνηση αντί να λειτουργεί ω πλασχέ. Ε, Ξεπολίματο Δημότηση Υπηρεσία, η Ατζέντη συμφερόντων θα έπρεπε να έχει ήδη εκπονήσει ένα εθνικό σχέδιο ανάταξη τη οικονομία, χρησιμοποιώντα μάλιστα ω κρίσιμου ομοκλούς ανάπτυξη κωδική σημασία δημόσιο επιχειρήσεων, όπω η ΔΕΠΑ και η Δέσπα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τι επαφέ που συνεχίζει να έχει η Τροϊκα, οι εκπρόσωποι των δανειστών μα με τους ε, του υπουργού, ενώ ψηού γύρου ε, διαβουλέσεων και διαπραγματεύσεων αυτή τη φορά με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Κατζηδάκη. Ε, τελικώς ετέθη το θέμα που έχει δημιουργηθεί και βλέπουμε συνεχώς στις τελευταίες ώρες με τους πληστηριασμούς. Όχι, Σαυρούλα. Το οποίο μας τόνιζε η Υπουργή από το Υπουργείο Ανάπτυξη είναι ότι δεν έγινε απολύτως καμία συζήτηση για το θέμα της άρσης του παγώματος τους πληστηριασμούς για την πρώτη κατοικία. Ε, μάλιστα εκείνο το επίπεδο σήμα να ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να εξαντληθούν τα περισσόρια που υπάρχουν σε σχέση και με τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και γενικότερα να δείξουν τη μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία δεδομένου τη κατάσταση που επικρατεί γενικότερα. Την άλλη βομάδα, σύμφωνα με τι ίδιε πληροφορίε, αναμένεται να, να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που σχετίζεται με το νέο πλαίσιο λειτουργία τη αγορά και στο οποίο βέβαια θα περιλαμβάνεται η λειτουργία των καταστημάτων τη Κυριακή, 7 Κυριακές το χρόνο για τα μεγάλα καταστήματα και τα αλλά και 52 Κυριακέ για τα καταστήματα κάτω από τα 250 τετραγωνικά. Mm -hmm. Ακριβώ. Mm -hmm. ε, πέρα από αυτά, όμω, γενικότερα η συζήτηση περιστράφηκε για θέματα που σχετίζονται με το Υπουργείο Ανάπτυξη, mm -hmm. τη διευκόλυνση των επενδύσεων, την ανάπτυξη, mm -hmm. τη συνέχιση και το ξεκίνημα των μεγάλων έργων, κυρίω στου αυτοκινητόδρομου, όπω και την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων mm -hmm. τη χώρα. Πράγματι, ευχαριστούμε. Πάμε στο χώρο τη παιδεία, γιατί ανακοινώθηκε. Υπάρχει πριν από λίγο από το Υπουργείο Παιδείας ο αριθμός των εισακταίων για φέτος στην ανώτερη και ανώτερη εκπαίδευση. Η Μάχη Νικολάρα θα μας δώσει στα στοιχεία. Μάχη. Είναι εμφανώ μειωμένο ο αριθμό των εισακτέων ε, στα Τουλάχιστον ε, οι υποψήφοι ξέρουν πια πόσε θέσει ε, διατίθεται. Έχει καθυστερήσει αρκετά φέτο η ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων. Μεσολάβησε βέβαια το σχέδιο Αθηνά, ε, στο, στο οποίο σύμφωνα με το, α, με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδεία τα τμήματα έχουν μειωθεί κατά 25% και έτσι οι θέσει ε, στα πανεπιστήμια και τα τελεία φέτο μειώθηκαν κατά 8,94%. Πιο αναλυτικά, η μείωση για τη γενική σειρά στα ΑΕΗ φτάνει τι ε, 7.000 θέσεις και για τα ΤΗ τις 7.500 θέσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τι ειδικέ κατηγορίες, ναι. θα διατεθούν 1.000 λιγότερες θέσεις στα ΑΕΗ και 1.400 λιγότερες θέσεις για τα ΤΗ. Ευχαριστούμε πολύ μάχη. Πάμε αμέσως στην Κρήτη στην ανταποκρίτριά άμα στη Φανή Καλαφάκη γιατί έχουμε ε, φωτιές να είναι σε εξέλιξη. Οκτώ μέτωπα μου λένε. Μάλιστα, φανεί ε, στο Ηράκλειο τη Κρήτη και μάλιστα απειλούνται, έχουν φτάσει στι ε, αυλέ των σπιτιών. Τουλάχιστον 8 με το Μασταρούλα, 9 προ 10 μπορούμε να σου πω. Ε, είναι στην είσοδο τη Βιομηχανική, των Ανισαράκη Χερσόνησο, Τρει Φωτιέ, Βασιλιά, Στον Μπρουκ, ε, Αγία Πελαγία. Αλλά οι δύο που έχουν ενωθεί σε μία είναι στο και στα Βράκια. Είναι στα 10.000 χιλιόμετρα τη Εθνική Οδού Ηρακλού ε, Εκεί έχουν. Ε, Καεί μεγάλες εκτάσεις, χέρσες κυρίως και καλλιέργειες, αλλά η φωτιά έχει στάσει τις των σπιτιών. Οι άνθρωποι προσπαθούν με ίδια μέσα, μαζί με την προσβεστική που έχει εκεί το, το μεγαλύτερο μέσα των δυναμεών να κατασβήσουν τι φωτιές. Δυστυχώς έχουν καεί και τα καλώδια τη ΔΕΗ, οπότε δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πιεστικά των ανθρώπων για να σώσουν τις περιουσίες τους. Δεν έχει άνθρωπο άνθρωπος τώρα, όμως μένεται πολύ ισχυρός ο άνεμο. Και οι συνθήκε είναι πάρα πολύ δύσκολε. Η φωτιά πέρασε δύο δρόμου, ένα λόφο και έχει εννοποιηθεί, όπω είπα, στα δύο τη σημεία. Ξεκίνησε περίπου στι 12 το μεσημέρι, πιθανόν από αναμενό τσιγάρο. Ο Λαίρα ε, ήταν απολύτω για να καταρχήν ε, να επεξεθεί η φωτιά και στα υπόλοιπα σημεία και να συνεχίσει, βέβαια. Όπω σημαίνει μέσα στη γνώση τα βράση. Φαν είναι δύσκολη η κατάσταση και πολλά τα μέτωπα. Λοιπόν, να, να πολύ. Επιστρέφουμε, κυρίε και κύριοι, στι ραδέ και δυσάρεστε εξέλιξει, τουλάχιστον έτσι όπω γίνονται μέσα σε ένα ορίον ακόμη, γιατί σε επίπεδο πληροφοριών μιλάμε για την ΕΡΤΑ, αλλά και για άλλε 10 μετά την δημοσίευση πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Να θυμίσουμε, με αυτό ξεκινήσαμε και το δελτίο μα, βάσει των οποίων δίνεται η δυνατότητα στους υπουργούς αρμοδιότητας διαφόρων δημοσίων φορέων να παίρνουν αποφάσεις για την συρρύπνωση ή ακόμη και το κλείσιμο αυτών των οργανισμών. Ε, φωτογραφίζεται η ΕΕΤ, λέγαμε πρόεδρε βλέπουμε τον πρόεδρο της ΕΕΣΙΑ, τον Δημήτρη Τρίμη πάντα ο Διονύσης Μποτόνης κοντά μας όλες αυτές τις ημέρε. τα σενάρια είναι πολλά το χειρότερο είναι λουκέτο άμεσο για κάποιο διάστημα και μετά άνοιγμα μιας νέας εταιρεία. Ε, το καλύτερο σενάριο είναι συρρίχνωση και αναδιάφρωση Να πάω πάλι στο Διονύση Μποτώνη γιατί έχουμε νεότερη ανακοίνωση από την πλευρά του Πασόκ ε, Διονύση, ενώ ε, συνεχίζουν όλα τα κόμματα να βγάζουν όπως και τα συνδικάτα να πούμε ανακοινώσει για το θέμα που έχει δημιουργηθεί για το θέμα της ΕΡΤ και όχι μόνο Δεν είναι ανακοίνωση καινούργια, την διαβάσαμε ήδη προηγουμένω. έχουμε κάποιες που είναι σημαντικέ, αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου κυρώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν θα υπάρχουν οι υπογραφέ ε, των υπουργών του Πασόκα ή μάλλον που πρόσκεται στο Πασόκ. Είναι ε, απόφαση του Προέδρου του Πασόκ, του Ευάγγελου Βενιζέλου, και η πληροφορία που έχω είναι ότι και στη Δημαρ το ίδιο ακριβώ γίνεται. Δεν θα έχουμε λοιπόν σε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που φωτογραφίζεται, όπω και εσύ οι υπογραφέ των υπουργών που πρόσκεται σε Πασόκ και Δημαρ. Και επίση, στην υπογράψη μου, λένε πριν από λίγο ότι κινήσεις, Δικαίων και αδίκων δεν αποδίδουν. Ε, και μία ακόμα τελευταία πληροφορία ότι όταν ενημερώθηκε ο κ. Βενιζέλο εχθέ για αυτό το θέμα, ο, δηλαδή ότι μπορεί να πάει και μέχρι να φτάσει και μέχρι το κλείσιμο τη δημόσια τηλεόραση από το Μέγαρο Μαξίμου, ο, ο κύριος Βενιζέλο ζήτησε σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που θα συζητήσει το θέμα αυτό. Ναι, ε, από, ότι οποία, φαίνεται... και από ό,τι μαθαίνουμε, θα γίνει τι επόμενε ε, ναι. δύο μέρε. Και έδωσα το λόγο ο πρόεδρο στο Διονύση Μποτών ε, ε, και δύο όχι δύο. σε πρώτα, με την έννοια ότι φαίνεται και και από την πρώτη ανακοίνωση ότι υπάρχει μία δυσαρέσκεια από την πλευρά των κυβερνητικών εταίρων ε, ότι υπάρχει ένας ευνηδιασμός ε, για όλα αυτά που βλέπουν ε, βλέπουνε ως σενάρια τη δημοσιότητα ε, δεν διαψεύονται από το Μέγαρο Μαξίμου να πούμε, ούτε από εδώ από την δική της Ευρωπαϊκής δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ούτε τι ακριβώς έχουμε εδώ το, την πράξη του περιεχομένου, Με σημερινή ημερομηνία τυπώθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ε, και τι έχουμε Έχουμε για άλλη μια φορά μια πραξικοπονητική κίνηση Εκτός κοινοβουλίου και διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους και την κοινωνία Δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα σε έναν υπουργό Σε δύο υπουργού του ενός ή του άλλου κόμματος Μικρή σημασία έχει Να κλείσει ένα δημόσιο φορεία, μια δημόσια υπηρεσία Να συρρυγνώσει ε, κατά το δοκούν και να παραχωρήσει στην προκειμένη περίπτωση μιλώντα για τη δημόσια αυτό το προϊόν, αυτό τον μηχανισμό, αυτό τον οργανισμό βορά στα σχέδια των ιδιωτών φεουδαρχών της ενημέρωσης με τη γνωστή πλέον ε, επίπτωση στην ίδια τη δημοκρατία, αν μιλάμε για ενημέρωση μιλάμε για δημοκρατία. Εμείς είμαστε εδώ, όλα τα σωματεία, νομίζω ότι οι εργαζόμενοι αποφάσισαν εξαιρετικά σοφά να είναι εδώ 24 ώρες την ημέρα, να λένε την αποψή τους στην κοινωνία, να καλέσουν την κοινωνία, τα πολιτικά κόμματα και τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις κοινωνικές οργανώσεις να τοποθετηθούν. Νομίζω ότι είναι σχεδόν αδύνατο η κυβέρνηση να πουλήσει τη δημόσια τηλεόραση. Νομίζω ότι και να το πω επικαιρήματα... πλέον ξεκάθαρα για ποια ακριβώς μιλάμε πρόεδρε έτσι, νομίζω, γιατί κακά νομίζω, τα ψέματα ακούμε αμιλήσουμε... πολλά, όχι άδικα όλες τις φορές αλλά ο, ο κόσμος σας βάλει σε μια άκρη του μυαλού του ότι και εμείς εργαζόμενοι είμαστε εδώ προσπαθούμε αξιοπρεπώς με ό,τι δυνατότητα μας δίνεται κάθε φορά να κάνουμε τη δουλειά μας, λοιπόν, πράγμα που δεν είναι καθόλου εύκολο ηλικρινά. με το Σύνταγμα, άρθρο 14 και άρθρο 15, η δημόσια τηλεόραση ελέγχεται από το Κοινοβούλιο, είναι κατάκτηση της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Δεν μπορεί με απόφαση ενός υπουργού και με την εντολή μιας τρόικας και ενός μνημονίου των δανειστών να... Ε, ε, και το κοινό να πολύ να καλά πληθεί. ότι δεν έχουμε, έχουμε υποστεί πάρα πολλέ πιέσει και στη δημόσια τηλεόραση και κυρίω στα ιδιωτικά μέσα των τριών κοινωνιών. Που, τα πράγματα, που, εξής, που λοιπόν. τα πράγματα είναι δύσκολα Λοιπόν, μιλάμε για θέματα δημοκρατία. Θα είμαστε εδώ, δεν θα την δώσουμε τη δημόσια τηλεόραση. Μην τολμήσει κανένα να κινήσει κατασταλτικά και άλλα μέτρα. Εμεί θα είμαστε σε επαφή με την κοινωνία από την οποία και νομίζω υποστηριζόμαστε. Όποιο πιστεύει το αντίθετο, να βγει να το πει εφταρσώ και να μην κρύβεται. Λέω, λέω πίσω μόνο από το γεγονό ότι το τηλεφωνικό κέντρο τη ΕΡΤ από τον κόσμο που παίρνει να μα στη τη συμπαράστασή του και να μα ρωτήσει τι ακριβώ γίνεται. Πάμε στι αντιδράσει, γιατί είμαστε σε εξέλιξη δελτίου. Ε, πάμε στο Γιώργο Παντελάκη να δούμε τι έχουμε από τα υπόλοιπα. Ακόμα, τα κόμματα Γιώργο, με ενημερώνουν ότι έχουμε και αντίδραση από του ανεξάρτητου Έλληνε. Αντίδραση από του ανεξάρτητου Έλληνε και, το ντομιά και, επικοινωνίας και τον ντομιάρχη επικοινωνία και μήμη εύσιλον, τον κ. Τένιαν Σκουίκ. Αναφέρει ο κ. Σκουίκ ότι ό,τι δεν κατάφερε το Πασόκα, βιβλία Μόσχαλου, το προχωράει τώρα η τρικοματική συγκυβέρνηση, τη διάλυση τη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση με την αιτιολογία του εξορθολογισμού. Αναφέρει ο κ. Σκουίκ ότι υπάρχει ανάγκη για εξορθολογισμό. Αυτό όμω σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα διαλύσουν τα πάντα για να φτιάξουν ένα μικρο στα μνημονιακά. Μέτρα, ούτε μπορούν να το χρειαθούν όλοι εκείνοι οι εργαζόμενοι που πραγματικά πιστεύουν στο αγαθό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, της αντικειμενικής ενημέρωσης και της ποιοτικής ψυχαυγείας. Και το θέμα των α, περιφερειακών α, σταθμών θίγει ο κύριο Κουίκ, α, που σενάρια φέρνουν α, στο προσκήνιο ότι υπάρχει ζήτημα με του περιφερειακού. Μου, μου φαντάζει αδιανόητο το σχέδιο να καταργήσουν του περιφερειακού, πριν το τελευταίο κάστρο στο να διατηρηθούν ζωντανέ οι πάσει φύσεω δραστηριότητε, αλλά και τα ήθη και έθιμα σε όλη τη χώρα, δηλαδή η φωνή τη Ελλάδος Όλα αυτά είναι, λέει ο κύριο Κουίκ, μοναμά τα ιδρύματα. Είναι η ΕΡΤ και το θυμίζουμε. το θυμίζουμε. Όλα αυτά είναι η ΕΡΤ, έτσι δεν είναι Ακριβώς εδώ δε δε. Το δεν είναι μόνο το η Λόνι. Αθήνα, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη Είναι και η περιφερειακή, είναι και τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις και το ίντερνετ Είναι το εξωτερικό, είναι η νορυφορική Είναι πάρα πολλά Και λοιπόν, η ραδιοτηλεόραση Πάμε και, η ραδιοτηλεόραση, πάμε, πάμε και στα συνδικάτα Άννα Λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο, ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΙ καταδικάζουν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έχουν, δι, έχουν ήδη ε, δι, κάνει ανακοινώσεις. Σε συγκεκριμένα, η ΓΕΣΕΕ καταδικάζει όλα τα σενάρια κλεισίματος, θεμαχισμού και ξεβουλήματος της ΕΡΤ και δηλώνει ότι η ΕΡΤ πρέπει να παραμείνει δημόσια και όχι τηλεόραση λάθυρο κυβερνητικό. Η ΓΕΣΕ καλεί την κυβέρνηση με αυτό το σκεπτικό που είπαμε παραπάνω να ανακαλέσει κάθε σκέψη για κλείσιμο της ΕΡ και ειδικότερα ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ... Γιάννη Παναγόπουλο τονίζει ότι η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και διατάξει. Μοναδικό όργανο δημοκρατική νομιμοποίηση μπορεί να είναι μόνο η Βουλή και γι' αυτό λοιπόν καλεί την κυβέρνηση να φέρει το θέμα στη Βουλή. Mm. Ε, με πολύ πιο σκληρή γλώσσα η ΑΔΔ χαρακτηρίζει πράξη κοπηματική την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δυστυχώ αναφέρεται στην ανακοίνωση τη ΑΔΔΔ η κυβέρνηση των τριών συνεταίρων επιχειρεί με την Απόφαση αυτή να υπακούσει στα τελεσίγραφα της Τρόικας και μεταξύ των άλλων που υπακούει πήρε σήμερα και την απόφαση για τον ξαφνικό θάνατο τη ΕΡΤ. Με λοιπόν, προκλητικό τρόπο, τελειώνω με αυτό, ναι. επιχειρούν να βάλουν λουκέτο στη δημόσια τηλεόραση, την αντικειμενική ενημέρωση και τον πλουραλισμό τη πληροφόρηση, που είναι από τα πιο βαριά πλήγματα. Αυτό που συμβαίνει τη δημοκρατία. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω, πριν να πάμε σε διάλειμμα και στι αθλητικές ειδήσει, είναι ότι με ενημερώνουν ότι θα είναι συνεχώ κόσμο εδώ στο ραδιομέγαρο τη ΕΡΤ. Έχει κατακλειστεί το προάβλιο με. Πάρα πολύ κόσμο, με, με ε, φορεί ε, οι οποίοι συμπαρίσταται λοιπόν στον αγώνα των εργαζομένων, για να δούμε όλοι τι μέλη γενέστε για τον ε, γίγαντα αυτό που πολλοί τον κατακρίνουν, αλλά στα δύσκολα ξέρει να βγαίνει μπροστά. Λοιπόν. Ε, ε, ε, μπορώ να πω, αγαπητή συνάδελφα. Πρόεδρε, ε, ε, Πολύ σύντομα καλούσα, γιατί μα πιέζει το πρόγραμμα. Θα καλούσα ναι. από τη συχνότητά σα να έρθουν εδώ πανεπιστήμια, πολιτικά κόμματα, οργανώσει τη κοινωνία. Φωρί να μιλήσουνε για την αναγκαιότητα τη σε μια εποχή από τους Λοιπόν, έχουν ήδη φτάσει πάρα πολύ, ε, εκπρόσωποι τέτοιων φορέων ε, με ενημερώνον προέδρα και φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα αυτό θα γίνει. Λοιπόν, ας. να σα ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Πάνε σε και Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, να ξεκινήσουμε με μια, δι... με μια δυσάρεστη είδηση για την εξέλιξη τη υγεία του Ανδρέα Κελγαρίδη, του πρωταθλητή του Κανό Εκαγιάκ, που νοσηλεύεται στη Βαρσοβία. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν που εξεδόθηκε πριν από λίγο, ο Έλληνα αθλητή είναι δυστυχώ κλινικά νεκρός. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ανδρέας Κελγαρίδη είχε πέσει σε κόμμα πριν από μία εβδομάδα, όταν βρέθηκε λιπόθυμο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμενε στην πόλη Μπίτχο από τον πολωνό προπονητή του. Στο μπάσκετ φουντώνει, φουντώνει ο πόλεμος μεταξύ των διοικήσεων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μετά τις ανακοινώσει που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές για τα όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό των δύο ομάδων. Το 2-0 στις νέικες προσδίδει κανοποίηση στο πράσινο στρατόπεδο, την ώρα που στον Ολυμπιακό επικρατεί ε, πίστη για την ανατροπή. Τον ναυριανό αγώνα μεταξύ των δύο αιωνίων θα μεταδώσει στις 9 το βράδυ η Ετένα.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 Οι big disaster με τη συμπεριφορά with Christmas they've έχουν saying ότι δεν τους χωρίζει τίποτα εκτός από το τρόπο του πρωταθλητή. Ο βρίσκεται πολύ κοντά στην του τίτλου και η συνταγή της παραμένει η ίδια. defense, defense uh, won the first game defense won um tonight's game and uh hopefully την you know keep the pressure pressure on them and um kind of take the uh, you know, as much as we can tough they're tough team um, and that's the, I think the only way we're gonna win. Ο Ολυμπιακό μέχρι στιγμή έχει πληρώσει την αστοχία του στην περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να ελπίζει ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Ο τρίτο τελικό θα διεξαχθεί το βράδυ τη Τετάρτη στι 9 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Ετένα. Στο ποδόσφαιρο κοντά στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο προσφέρει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του 30χρονου μέσου Γιώαν Βερδού, ο οποίος εξακολουθεί να έχει υψηλές οικονομικές απαιτήσεις. Η ΟΕΦ κάλεσε σε απολογία της Φενέρ και Μπεσίκτας με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε στιμένους αγώνες. Πεθανή τη μορία θα αφέρει τον ΠΑΟΚ στους για τον τρίτο προκληματικό γύρο του Champions League. Οι υψηλέ απαιτήσει του Γιάννη Βερδού σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων εντό και εκτό Ισπανία καθιστούν δύσκολη τη μεταγραφή του Ισπανού χάου στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με πληροφορίε πάντω, οι Ρηθόλαφοι έχουν προτείνει στον 30ο μέσο περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για συνεργασία τριών ετών. Δεν πρόλαβα να βγουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το φιλικό τη Λίβερπορν με τον Ολυμπιακό στο Άνφιλ προ τη μίμη του Στίβεν Τζέναρτ και όπω έγινε γνωστό από τη δίκη των Κόκκινων έχουν ήδη εξαντληθεί. Στον ΠΑΟΚ παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την υπόθεση των Φενέρ Μπαξέ και Besiktas που κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμενώσα αγώνες. Αν υπάρχει τη μορία της Fenerbahçe ο δικέφαλος Βορά θα τοποθετηθεί στους ισχυρό, τον προγραμματικό του club. Η επιτροπή που θα κρίνει την τύχη των δύο τουρκικών ομάδων θα συνεδριάσει στις 21 και 22 Νοεμβρίου και θα ανακοινώσει την απόφασή της στις 24 του μήνα. σημερινή ανακοίνωση της Παζιάν ανακήνωσε την απόφασή να την πρόταση για ανανέωση τον και στον Καλαματιανό τεχνικό συνέχεια ο Χριστόπουλος αντέχεται να αναλάβει τα ενέα της ουκρικής ταυρίγια ενώ ως υποψήφια αντικαταστάτητας την ΠΑΣ χαίρονται οι Αναστασιάδης Ελεκθερόπουλος και Νικοπολήρης συνάντηση με τον έχει χθε σύμφωνα με πληροφορίε στο νέο τη Το αντικείμενο τη συζήτηση των δύο δεν έχει γίνει γνωστό, χωρίς να αποκλείεται να τέθηκε στο τραπέζι και το προπονητικό κέντρο τη Πανία. Ο Βασίλη επέστρεψε στην του τμήματος, δίπλα στον Κοντά σε με τον 23 Μαρουκάκη, που σύμφωνα με Ωστόσο, για την απόκτηση του 27ου νηστανό εκθετικού Νταβιτόρε έχει ανάψει ο προβολητή του Παναγιώτη Μαρτίνο Χιμένε. Ενώ οι Αγνιώτε φαίνεται να έχουν συμφωνήσει με τον Θωμάρα Λέβη σχετικά με την παραμονή του για ένα ακόμη χρόνο. Εδώ, κυρίε και κύριοι, τελείωσε το δελτίο μα. Ακολουθούν τα νέα από το χρηματιστήριο και η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμεί θα είμαστε πάντα εδώ, μπροστά και πίσω από τι κάμερε, μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα, με ανοιχτού του πομπού, κάνοντα αυτό που κάναμε πάντα: τη δουλειά μα. Βγάζοντα τη φωνή τη Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίω να σα ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την συμπαράστασή σα και την αλληλεγγύη σα. Γιατί αυτό είναι για... κυρίε και κύριοι, Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλου μα. Thank <laughs> you. Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Οι ισχυρέ πιέσει που δέχονται οι τραπεζικοί τίτλοι οδήγησαν το Γενικό Διευθυντή κάτω από τι 900 μονάδε. Αυτήν ώρα κινείται με σημαντική πτώση 4,46%. σε 97,82 μονάδε. 79 εκατομμύρια ευρώ. 13 μετοχέ δικά 78 υποχρεών. 8 παραμένουν μετά. Βρήτε. Στην υψηλή τώρα κεφαλαιοποίηση, πτώση πάνω από 18 για την ΑΛΦΑ. 2 χάλιτο 2,16%. Η 6,62. Η ΤΡΑΕΤΡΙΑ 3,77. 4,56% Ελπές επτώσεις 2,58% Ευρωπαϊν υποχωρεί πάνω από 23% Οι Ελληνικά χρηματιστήρια επτώσεις 4,09% Δραλώτης επτώσεις 2,48% Μότορολ υποχωρεί 2,089% Αντίθετα ενισχύεται 2,25% Η Τζάμπο Με τη σε 4,55% Ο 4,97% Και η Τράπεζα πηρεώζει 10,52% Οι... Τα ΚΑΕΝ υποχωρούν 5,0% δεν 3%. Πάμε τώρα οι με τη μεγαλύτερη άνοδο. Βλέπουμε μεταξύ άλλων ε, μαφιό ε, κλωστήρια ναυπάκτου. Συμμετοχέ τώρα με τη μεγαλύτερη πτώση. Το δικαίωμα τη Αττικής και η Ευρώπη. Αντικό το κλίμα όμως και στα άλλα ευρωπαϊκά θεματιστήριες. Στο αυτή την ώρα έχουμε πτώση 1,79%. Στο Παρίσιο δίχτυση υποχωρεί 1,89% και από 1,76% σημειώνει εντάξει. Κυρίες και κύριοι καλώς Γεια σα, κυρίε και κύριοι. Επιδείνωση του καιρού με βροχέ και καταιγίδε στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα και μικρή πτώση του υδραγύρου. Πιο αναλυτικά, την Δετάρτη, στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσει με αυξομοιώσει την ένταση, ενώ μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν τα φαινόμενα και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Ασθενεί βροχέ μπορεί να εκδηλωθούν και στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Στα ανατολικά και νότια τμήματα τη χώρα θα υπάρχουν παροδικέ νεφώσει με διαστήματα ηλιοφάνεια. Στα πελάγια θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι στα 4 με 6 μποφόρ στο Αιόνιο και στα 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ νότια τη Πελοποννήσου Και στο μυρτό πέλαγο θα πνέουν δυτική άνεμη στα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στου 10 με 28 βαθμού στα βόρεια, μέχρι στου 26 βαθμού στα δυτικά, στου 16 με 30 βαθμού στα κεντρικά και μέχρι τους 28 βαθμού στην νησιωτική χώρα. Στην Αττική θα υπάρχουν αυξημένε δορυφώσει και αναμένεται να εκδηλωθούν βροχέ και τοπικέ καταιγίδε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στου 20 30 βαθμού Κελσίου και ανεμοι θα είναι ασθενής μεταβλητή Στη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστούν οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες με, όπου κατά διαστήματα θα υπάρχει μεγαλύτερη ένταση η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στου 18 με 27 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι θα είναι βορειοδυτική στα 3 με 5 μποφόρ Τρίμερη πρόγνωση καιρού ελληνικών πόλεων μπορείτε να παρακολουθείτε σε όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Καλή σα συνέχεια εγκαταστάσεις, κλαίνες συχνότητες απολύονται άνθρωποι απαξιώνεται η δημόσια περιουσία και αυτό το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για το καλό όχι μόνο της, ε, της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση, ειδικότερα για την ΕΤΕΝΑ. Έχω πει δεν κατανοώ το όφελος από το κλείσιμο της ΕΤΕΝΑ από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιο που υπάρχουν. Εκεί πέρα και να δοθεί το κτίριο στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ακόμα περισσότερο δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίματο τη συχνότητα και ειδικά στι παραμεθόρειε περιοχέ υπάρχει άμεσο κίνδυνο καταπάτηση των συχνοτήτων αυτών από ξέρνα, από τουρκικά και σκοπιανά τηλεοπτικά κανάλια. Η ΕΡΤ μπορεί να είναι πλωνασματική, μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και μπορεί να πληρεί τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο Έλληνας πολίτης. Η ΕΡΤ είναι δημόσια περιουσία. Αυτό που βλέπουμε η συρρήκνωση και απαξίωση της είναι προς όφελος ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει. Οπότε είχανε τα βασιλικά διατάγματα. Σήμερα έχουνε τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που φημώνει τη δημόσια τηλεόραση είναι η δέκατη ένα σειρά στον ένα χρόνο της διακυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά. Πρόκειται για, Πρόκειται για πραξικόπημα που στρέφεται ευθέω όχι μόνο ενάντια στους εργαζόμενους της ΕΡΑΤΗς ΕΕ, αλλά ενάντια στον ελληνικό λαό, στο σύνολο του που πληρώνει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και δικαιούται να έχει αντικειμενική και πλουραλιστική ενημέρωση και λένε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι δήθεν κόπτονται για τις πατάλι, λένε ψέματα και αποφασίζουν και διατάζουν να κλείσουν τη δημόσια τηλεόραση σαν ένα έτσι του να κλείσουν τη φωνή της χώρας σε όλο τον κόσμο που είναι η ΕΡΤ παρακάπτοντας μάλιστα τη Βουλή και φυσικά λένε ψέματα διότι η ΕΡΤ δίνει στο δημόσιο προπολογισμό, δεν παίρνει την πληρώνουν <Το> οι Έλληνε <Το> πολίτες οι οποίοι δικαιούνται να έχουν αντικειμενική και πλουραλιστική ενημέρωση όμως θυμώνουν τη δημόσια τηλεόραση για δύο λόγους ο πρώτος λόγος, διότι αυτό απαιτεί η Τρόικα. Απαιτεί ανθρωποθησίες χιλιάδων εργαζομένων και ξεκινούν από την ΕΡΤ, θα έχει και συνέχεια. Δεύτερον, διότι θέλουν να μετατρέψουν τη δημόσια τηλεόραση σε μία νέα ΙΕΝΕΔ. Όπως την εποχή της δικτατορίας ΙΕΝΕΔ έπαιζε μονάχα... Προγράμματα υποστήριξη της κυβέρνησης και δεν υπήρχαν άλλες φωνές έτσι θέλουν να κάνουν και σήμερα τη δημόσια ραδιοτηλεόραση Θα ήθελα να καλέσω σήμερα τους δύο άλλους κυβερνητικούς εταίρους να πάρουν ευθέως θέση να διακορίσουν τη θέση τους από αυτή την αυταρχική αδιανόητη αντιδημοκρατική απόφαση Αλλιώ θα έχουν και αυτή ακέραια την ιστορική ευθύνη Τη φήμωσης της δημόσιας δραδιοτηλεόρασης. Καλό όμως και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που νομίζει ότι έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει και να διατάσσει, Να πάρει πίσω αυτή την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου και να φέρει το θέμα στη Βουλή. Προειδοποιούμε όμως, μην τολμήσουν να κλείσουν, να φημώσουν, να κόψουν, να διακόψουν σήμερα το σήμα εκπομπής τη δημόσια δραδιοτηλεόρασης χωρίς απόφαση της Βουλής, χωρίς απόφαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για μία παράνομη πράξη, δεν έχουν το δικαίωμα να διακόψουν το σήμα από όπου εκπέμπει η δημόσια συχνότητα. Εάν το πράξουν, θα έχουν να λογοδοτήσουν απέναντι στη δικαιοσύνη. Και καλούμε όλο τον ελληνικό λαό να πάρει την υπόθεση της δημόσια ραδιοτηλεόρασης στα χέρια του. Η εκπομπή τη δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι ζήτημα δημοκρατία. τη δημοκρατία δεν μπορούν να την πάρουν παρά μονάχα μέσα από τα χέρια μα. Δεν θα το καταφέρουν. Κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε. Πρέπει το λαό να στηρίξει του αγώνε των εργαζόμενων στην ΕΚΤ. ΕΕ, Λουκέτο πρέπει να μπει στην Τρόικα και στην κυβέρνηση του Μνημονίου και όχι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση. Παρακαλώ να το μεταφέρουμε μια ερώτηση αν δεν ακούει. ακούει ο Ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύ... Ο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα πού ακού... Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί χρήσιμη... Η κυρία Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί χρήσιμη <σχερ> τώρα, αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή είναι πυλώνας δημοκρατίας οτιδήποτε για να πει για αυτήν. <σχερ> θα ήταν χρήσιμη μια πρόταση μομφής κατά της κυβέρνηση από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και αν το σκέφτεστε να το κάνετε και πότε. <σχερ> γιατί τώρα ζέει το πράγμα. Τα όλα τα ενδεχόμενα. Όλα τα ενδεχόμενα θεωρούμε ότι έχουμε μία μείζονα επίθεση απέναντι στη δημοκρατία, όχι απέναντι στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. <Σελίου> Πρόκειται για μία απόπειρα κατάλυσης της ελεύθερης δημόσιας αδιοτηλεόρασης. Σκεφτόμαστε όλα τα ενδεχόμενα. <Σελίου> Δεν θα λειτουργήσουμε βέβαια σπασμωδικά. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην ΕΡΤ για να ενώσουμε τις φωνές μας με τις φωνές των εργαζόμενων. Προειδοποιούμε να μην κλείσει να μην προβούνε και σε μία ακόμα παράνομη πράξη, κλείνοντα την εκπομπή του σήματο τη Δημόσια Διατηλεόραση και δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μα ω κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο συντονισμό του αγώνα των εργαζόμενων αλλά και του ελληνικού λαού για δημοκρατία. Παλεύουμε για δημοκρατία και κοινωνικά δικαιώματα. Δεν παλεύουμε για έναν μισθό. Παλεύουμε για να κρατηθεί η δημοκρατία σε αυτό τον τόπο. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσίπρα. Σα ευχαριστώ. ευχαριστώ. Πολύ, κύριο.